Το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Σήμερα τη νύχτα, όπω κάθε Τρίτη στι Οκτώ, είμαστε εδώ με το μυστικό σκάφο μα από το υπερπέραν, παρακολουθώντα την κατάσταση κι κάτω στη γη και στέλνοντα τι συχνότητέ μα στου συνταξιδιώτε μα. Επιλεγμένοι από το Radio Nowhere και το Αόρατο Κολέγιο. Ακούνε τι συχνότητέ μα όπω αυτέ ανταποκρίνονται και αναμεταδίδονται από το ίντερνετ ρέντιο Αλμπίντο 14 Συνταξιδιώτες μου μ, μας ακούτε αυτή τη στιγμή live από τον Αλμπίντο 14 εμένα και τη συγκυβερνήτριά μου από το καμουφλαρισμένο μυστικό διαστημικό σκάφος μας όπου εκπέμπουμε την εκπομπή μας αυτή όπως κάθε φορά έτσι και τώρα και ο Αλμπίντο 14 ε, ξεκινάει μια καινούργια σεζόν και αυτή νομίζω είναι η πρώτη εκπομπή <coughs> αυτής της νέας σεζόν του Αλμπίντο 14 των εκπομπών του. Ο Αλμπίντο ο οποίο ε, έκλεισε πρόσφατα τον Αύγουστο 11 χρόνια λειτουργίας επί 24 ώρου βάσεως. Ε, ένας ραδιοσταθμός πιαγμένος αποκλειστικά από την αγάπη του Γιώργου Καρποδίνη για αυτά τα ε, πράγματα και για, τα ραδιοφωνικά, ε, για τις ραδιοφωνικές ας πούμε, εκπομπές. Ε, μια μεγάλη παρέα ανθρώπων, οι οποίοι γνωρίζονται όλοι μεταξύ τους, με φιλία, ε, το λιγότερο, 20 και 30 χρόνια ο καθένας μεταξύ μας, που, είναι, που στηρίζουν τον Αλμπίντο 14. Ε, και τον ακούνε εκτός από την Ελλάδα και περίπου 100 κράτη ε, από όλο τον πλανήτη, Έλληνες από όλο τον πλανήτη σε 100 χώρες ακούνε τον Αλμπίντο 14 οπότε ευχαριστούμε και εμεί τον Αλμπίντο για την ε, φιλοξενία του την, των συχνοτήτων μας και σήμερα φίλοι μου κάνουμε μια ιδιαίτερη εκπομπή κάτι που δεν το κάνουμε πολύ συχνά ε, είναι μια εκπομπή συζήτηση με έναν καλεσμένο, τον οποίον ε, έχουμε απαγάγει από το ερημητήριό του στην Μάνη, βέβαια ζει και στην Αθήνα. Ε, πρόκειται για τον καθηγητή Χρήστο Γούδη, ο οποίος είναι αξιότιμος φίλος μου, επί και προσωπικός μου δάσκαλος και ε, άνθρωπος ο οποίος ε, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερος και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Και τον έπισα, ας πούμε, να κάνουμε αυτή την ανοιχτή ελεύθερη συζήτηση για διάφορα θέματα, όπως προκύψουν καθοδόν. Ε, τον Χρήστο το τον καθηγητή, συγγραφέα, ποιητή, αστρονόμο, διανοούμενο. Α, έχει πάρα πολλές ιδιότητες, όπως όλοι άλλωστε οι ιδιαίτεροι άνθρωποι νομίζω. Ελάχιστη εκ των οποίων πλέον υπάρχουν στην Ελλάδα. Ένας από είναι ο Γούδης. Ε, Δύο λόγια θα σας πω για αυτόν, το βιογραφικό του είναι κάτι πολύ μεγάλο για να το καταγράψω εδώ, αλλά με δύο λόγια, ο Χρήστος Γούδης διατέλεσε καθηγητής της αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών για πάνω από 30 χρόνια και παράλληλα για... Πάνω από δέκα χρόνια, συνεχόμενα, υπήρξε διευθυντής του Ινστιτούτου Αστρονομίας και Αστροφυσικής του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών και επίσης αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών. Είναι επίσης συγγραφέας, πολυγραφότατος με πάρα πολλά βιβλία και επίσης ποιητής. Εγώ μάλιστα τον θεωρώ ίσως τον μεγαλύτερο εν ζωή ποιητή, σύμφωνα με τι δικέ μου προτιμήσει γράφει και δημοσφεύει από πολύ παλιά το δεκαετία του 60 αλλά εκτός από αυτά είναι και συγγραφέας πολλών επιστημονικών πολιτικών κοινωνιολογικών, φιλοσοφικών ιστορικών και αρχαιογνωστικών έργων γνωρίζει πολλές ξενές γλώσσες και α, έχει γράψει μερικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα βιβλία τα οποία εκτιμώ πολύ. Ε, ως, ε, Αστρονόμος, έκανε σπουδές στην, στην Αγγλία, στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ Με τα ήταν σπουδές του αυτές Και πήρε το διδακτορικό του από εκεί, Και εργάστηκε ως ερευνητής στο Τμήμα Φυσικής και Αστρονομίας του πανεπιστημίου του Μάντσεστερ Και στο Ινστιτούτο Ιστιτού, στο Αστρονομίας Max Πλάνκ της Χαϊδελβέργης στη Γερμανία και ως παρατηρησιακός αστρονόμος, όπως λέγονται αυτά, έλαβε μέρος σε πολύ άριθμες ερευνητικές αποστολές, σε μεγάλα αστροσκοπία, σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχει γυρίσει όλο τον κόσμο για την αστρονομία, και όχι μόνο. Ε, τα, ε, ανέλαβε ως καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ε, και... Ως Διεθυντής του Ινστιτούτου Αστρονομίας και Αστροφυσικής του Εθνικού Αστροσκοπίου Αθηνών υπήρξε μάλιστα και ο υπεύθυνο της κατασκευής, των δοκιμών και της εγκατάστασης ε, του μεγάλου υπερσύγχρονου ελληνικού τηλεσκοπίου Αρίσταρχος όπως λέγεται περίοδος 2009-2007 όπου δημιουργήθηκε ο Αρίσταρχος το οποίο λειτουργεί στο όρος «Χελμός». Ε, είναι η ελληνική παρατήρηση προ τα άστρα, η πιο καλή, ο Αρίσταρχος. Ε, υπεύθυνο του οποίου υπήρξε ο καθηγητής Χριστός Γούδης. Ε, Ήταν πρόεδρος στο Τμήμα Φυσικής, διευθυντή του τομέα θεωρητικής και μαθηματικής φυσικής αστρονομίας και αστροφυσικής. Υπήρξε εκπρόσωπος της Ελλάδας σε πολλές ομάδες κοινής διαστημικής πολιτικής, το λεγόμενο Joint Space Strategy Advisory Group της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, της Έσα ε, και, και στι Βρυξέλλες και στο Παρίσι. Ε, και επίσης υπήρξε εθνικός εκπρόσωπος στην Επιτροπή Αεροναυτικής και Διαστήματος. Ε, επιπλέον ήταν πρόεδρος της Εθνικής Αστρονομικής Επιτροπής. Ε, παράλληλα τώρα με την αξιοζήλευτη, που με δυο λόγια, εγώ τώρα λίγα είπα, την αξιοζήλευτη επιστημονική του σταδιοδρομία, είχε πάντοτε έντονη και πολύ, πολύ κοινωνική δραστηριότητα. Υ υπήρξε Ιδρυτής και Διευθυντής των Σπουδών του Ελευθέρου Δημοτικού Πανεπιστημίου του Πειραιά, υπήρξε Ιδρυτής και Διευθυντής του ε, Γραφείου Επικοινωνία του Δήμου Πατρέων, ε, υπήρξε μέλος του διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Πάτρα, Είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Πεδίας την περίοδο 2011. Ε, μέλος της διακοματικής Επιτροπής για την Παιδεία. Περι, ε, υπήρξε Περιφερειακός Σύμβουλος της Αττικής και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων έως το 2019. Ε, συμμετείχε επίσης ενεργά σε πάρα πολλές, αυτό που λέμε δεξαμένες σκέψει, think tanks. Ε, ιδρυτικό μέλος για τον πολυμερή αυθουπλισμό Την ειρήνη και την ασφάλεια της Ευρώπης Πρόεδρος της εταιρίας Μελέτης Προβλημάτων Συλλογικών Μέλος του Ιδρύματος Πολιτικών Μελετών και Επιμόρφωσης Ιδρυτικό μέλος του Φιλελεύθερου Φόρουμ το 1992, μέλος του 1992 Think Tank είναι όλα αυτά ε, Μέλος του Κέντρου Μελέτης Προβλημάτων του Ελληνισμού Πρόεδρος της ε, Εταιρεία Πολιτικής και Πολιτιστικής Παρέμβασης στην ΑΧΑΕΙΑ. Ε, υπήρξε στο, σημαντικό στο στο Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ε, ιδρυτής, πολύ ενδιαφέρονταν αυτό εκείνα τα χρόνια, Ιδρυτής του Ινστιτούτου Εθνικών και Κοινωνικών Μελετών Ιον Δραγούμης και πρόεδρος του δικού Συμβουλίου του μέχρι το 2013. Ε, Επίσης τα τελευταία χρόνια είναι εμπνευστή και επιστημονικός συντονιστής της έκδοσης της Επιθεώρησης Εθνικών Επιστημονικών Ερευνών Γρανικός. Ε, ο πρώτος τόμος του οποίου τον Απρίλιο του 2022 και σύντομα όπως μου λέει ο ίδιος θα κυκλοφορήσει και ο νέο τόμο του. Ε, Έγραψε πολλά επιστημονικά συγγράμματα, αστρονομίας, αστροφυσικής, ε, α μην μπω τίτλους τους που είναι πολλοί. Επίσης... Ε, ε, Συνέγραψε και για το κοινό πούμε, για το ευρύτερο κοινό έργα γενική επιστήμης μερικά γνωστά πολύ που μου αρέσουν και εμένα είναι οι κοσμικές διαδρομές, οι εραστές των άστρων, η αστροθεολογία η μεγάλη εικόνα του ουρανού, η μαγεία του εγκεφάλου ο χώρος και ο χρόνος, περί αστρολογίας οι πρωτοπόροι της επιστήμης και της τεχνολογία και άλλα και άλλα και επίσης ε, έχεις γράψει και κοινωνιολογικά, πολιτικά, φιλοσοφικά, ιστορικά. Έργα και επίση αρχαιογνωσία. Ε, η κουλτούρα τη δεξιά, εκδόση άγνωστο το 2005, εμεί το είχαμε βγάλει αυτό τότε. Ο δόση Ελλήνων, Ανατομία τη δεξιά, Ιστορία τη νεότερης Ελλάδο, Ο Λόγο για τη Μάνη, ε, Το αλλού και κάπως... ένα ε, πολύ αξιόλογο έργο που μου αρέσει εμένα πολύ. Η αλήθεια για το μακεδονικό αγώνα, ε, Ο νέο πατριωτισμό, Βαϊμάρη και Θούλη Γωνία. Πατριωτική Λαϊκή Θέληση, Ο ελληνικό Εθνικισμός, Ο διπορικό Τη Μάνη, ε, τότε και ταμπού, Το Τέμ και Ταμπού της Νεότερης Ιστοριές μας ε, και επίσης ε, έχει ε, κάνει την επιμέλεια και των απομνημονευμάτων πάρα πολύ καλών του πατέρα του, του Δρακού Λιγούδη, με τον τίτλο Αίμα και Χώμα. Ε, η εκδόση και των τριων τόμων που είναι πολύ ε, είναι από την Αδούλο Τη Μάνη και επανέκδοση επίσης από τις εκδόσεις Empress. ε. Τα μυστήρια των Ελλήνων, η Απόκριφη Γνώση, η Αρχαία Σπάρτη, η θεή των Ελλήνων, Πλάτωνος πολιτεία με σχολιασμό δικό του, ε, στοχασμή πάνω σε κείμενα του Μάρτιν Χάιντεγκερ, ε, «Πέρι του αιώντος σύμπαντος κόσμου», «Μπραζιλιαίρο» Brazil που εκδηλώνει και την αγάπη του για την Βραζιλία, ε, Τζούλιου Σεύβολα, ένα μικρό αφιέρωμα, ε, επίσης αγαπημένο. Ε, ε, το έργο του για τον Ηράκλητο, εκδόσει Σέκτορ του 1922, ε, Περιέρωτος Πλάτωνος Συμπόσεων ή Πολλαπλές Αποχρώσεις του Έρωτα, εκδόση Τάλλος Φύ του 1924, Περιψυχή Πλάτωνος Φέδων, πραγματεία περί θανάτου, ψυχών και μετεψυχώσεων, εκδόση Τάλλος Φύ 24 επίσης, ε, επίσης την πάρα πολύ καλή 1821 οικονογραφία της Ελληνικής Επανάσταση σε τόμους, εδως Κάδμος αυτό, ε, και άλλα έργα για το 1821. Και επίση στην ποιητική εργογραφία του, πολλές ποιητικές συλλογές μνήμες, λυγία, Ίσεις, Αλέξανδρος, Ιερή Συνέβρεση, Αναχουάκ, Παλήμψιστο, Η Σελήνη των Νεκρών, Έλληνε, Κενοφανή και Αστερόεντα, Εκλάμψης, Η Μαρία της Μάνης, Ενοπτικών, καταπλητικό μοναδικό βιβλίο, σε δύο ογκώδει τόμου ενοπτικών το βιβλίο των χρησμών. Εκδοσία Hector 2022, σημαντικό έργο του. ίσω το πιο σημαντικό έργο του, ο ίδιο το λέει. Ε, Οπτασίε, Historia De Una Mort, σελάνια, Ερωτικό Σα Περινό, ποιητικέ συλλογέ είναι όλα αυτά. Ε. Ινδικό Καλοκαίρι, Indian Summer που λέμε, Μαρία των Ευνοϊκών Ανέμων των Ελλήνων, άπαντα τα ποιητικά τώρα σε δύο τόμου. Ε, Μετέφρασε επίση πολλά, ε, πολλή ποιήση έχει μεταφράσει. Έχουμε βγάλει μαζί από τι εκδόσει Άγνωστο παλαιότερα τα ωραιότερα ποίηματα του κόσμου, έναν ογκώδη τόμο, σε μεταφρασμένα ποίηματα, τα, που είναι τα ωραιότερα ποίηματα του κόσμου κατά τον ποιητή Χριστογούδη, ε, μεταφρασμένα από εννέα γλώσσε. Ε, Πολύγλωσση έκδοση, είχαμε πολυτελεία, ε, με τα κείμενα των ποιμάτων και τι αποδόσει του. Του Καταπληκτικό έργο Τα ωραίτερα ποίηματα του κόσμου Επίση τα δύο βιβλία του για τον Εζρα Πάουντ Για τα ποίηματα για τη ζωή του και τις ιδέες του Άλλος αγαπημένος μας επίσης ε, Πολλές μεταφράσεις ε, Πολλές ομιλίες πο, πο, πολλές, πολλές παρουσιάσεις Συμμετοχή του σε άπειρες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές Αρθρογραφία πάρα πολύ μεγάλη Είχα, είχαμε την τιμή να τον φιλοξενούμε με άρθρα του και συνεντέθηση του και στο περιοδικό Strange Τα είπα όλα αυτά για να σας καταδείξω έναν αληθινό, όχι πλάκα, αληθινό Έλληνα διανοούμενο, ο οποίος είναι από τους λίγους που υπάρχουν στην Ελλάδα Εγώ τον ξεχωρίζω απόλυτα και να σας καταδείξω, ας πούμε, το, το βάρος που μπορεί να υπάρχει πίσω από έναν άνθρωπο, ας πούμε. τη ζωή του, η περιπέτειά του, οι του, οι προθέσεις του, το έργο του. Και αυτόν τον άνθρωπο τον έχουμε σήμερα, λοιπόν, στο μυστικό διαστημικό σταθμό, για να κάνουμε μία ελεύθερη συζήτηση μεταξύ μας, μα μας συνδέει, όπως είπα, μια πολύχρονη φιλία και θα έχετε την ευκαιρία, αυτήν θα μείνει και ως αρχείο, ε, μια μοναδική μεγάλη συζήτηση, πολύ ωραία, κάτι που συμβαίνει σπάνια ε, σε αυτές τις περιπτώσεις με αυτούς τους ανθρώπους. Εδώ τώρα τον έχω ε, για όσο θέλουμε. Ε, κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση από τον μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης και πάντα βέβαια αναρωτιέμαι, ακούει κανείς εκεί έξω. the girls went cutting their hair, when they shot the men and the were there Songs they can't line reach, one better than before And you're singing the songs, thinking this is the life And you wake up in the morning and you have a flexor size And you gotta go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life And you wake up in the morning and you have a flexor size And you gotta go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? You're heading on the road in your taxi for four And you're waiting outside Jimmy's front door And nobody's in Nobody's home to four Sitting there with nothing to do Talking about Roger right and his bodily crew Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs Singing this is the life And you wake up in the morning And you're able to decide And you gotta go Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life And you wake up in the morning and you hear the switch your eyes. And you're gonna go Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where where are you gonna sleep tonight? ούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και σήμερα τη νύχτα, όπως κάθε τρίτη στις 8 στέλνουμε τις συχνότητες μας εκεί κάτω για τους συνταξιδιώτες μας, οι οποίες συχνότητες αναμεταδίδονται από το ίντερνετ Radio Albino 14. Σήμερα, όπως το προλόγησα, κάνουμε μία συζήτηση με τον αξιότιμο φίλο μου επί πολλά χρόνια και αξιόλογο διανοούμενο Έλληνα και καθηγητή ε, πολύ γνωστό και αγαπητό σε όλους, τον κύριο Χρήστο Γούδη. Χρήστο καλησπέρα, ευχαριστώ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση για την συζήτησή μας και ε, είμαστε εδώ λοιπόν στο μυστικό διαστημικό σταθμό που έχουμε απαγάγει για λίγη ώρα, μην τις ε, για να συζητήσουμε ορισμένα ενδιαφέροντα πράγματα. Καλησπέρα παντελή η διάθεσή σου πάντα και πάντα με μνήμες πολύ ευχάριστες από τις συνομιλίες, τους προβληματισμούς και τους στοχασμούς που είχαμε μαζί για πολλά χρόνια μέχρι να σε απαγάγουν στην Ολανδία. Ναι, εντάξει, αλλά όπως βλέπεις δεν έχω αποκοπή τελείω, ας πούμε. Χρησιμοποιώ το, <laughs> τα, τα σκάλα μου και κάνω τις περιηγήσεις μου. Ε, ναι, πολλέ φορέ έχουμε βγει σε εκπομπέ μαζί και στο ραδιόφωνο και έχουμε λειτουργήσει μαζί δύο καλεσμένοι σε τηλεοπτικές εκπομπές. Ναι. Ε, έχω την τιμή να έχει προλογίσει ομιλίε μου, να έχεις συμμετάσχει σε εκδηλώσει που έχω διοργανώσει. Ε, σε φιλοξενήσω ε, άρθρα σου και συνεντεύξεις σου στο, στο περιοδικό Strange και σε άλλα περιοδικά. Ε, με τις εκδόσεις επίσης έχουμε συνεργαστεί πολύ όμορφα. Ε, και είμαστε και... χρόνια Πάει αυτό το, η κολόνια αυτή. Έχει ναι. εκδώσει και... τότε στο άγνωστο και το καταπληκτικό, το μεγάλο έργο μου, με τα ωραιότερα ποίηματα του κόσμου, που είναι μεταφράσιμο ναι, από εννιά διαφορετικέ γλώσσε, όπου υπάρχουν και οι πρωτότυπε γλώσσε των ποίηματων, και που εξαρτήθηκε πρακτικά μέσα στην πρώτη εβδομάδα. Ναι, και ένα εμπορικό ναι. βιβλίο, το οποίο είναι από τα πιο ωραία βιβλία που έχω εκδώσει. Νομίζω είναι. Ε... 9 γλώσσες, τα ωραία πλήματα <συστά> του κόσμου από 9 <συστά> γλώσσες. <συστά> ναι. ναι, ναι. Και παίρνει αυτό εμείς οι μήλες και, και τις προσωπικές μας συζητήσεις και, και βιλοξενή, σε εκαταίρφων και όλα αυτά. Ε, αυτά είναι Λέτε. άπειρα. Τι να πρωτοπούμε <συστά> για αυτά. Τι να πρωτοπούμε, Χρήστο. Ναι. Θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, έτσι να σου δώσω πάτημα δηλαδή. Βλέπουμε την κατάσταση στην Ελλάδα. Εσύ υπήρξε από όσο ξέρω πάνω από 30 χρόνια καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, Είσαι άνθρωπος της αστρονομίας, της αστροφυσικής, ένας αξιόλογος επιστήμονας με μεγάλο συγγραφικό έργο και επιστημονικό και κοινωνιολογικό και ιστορικό και αρχαιογνωστικό και με ποιηση καταπληκτική. Εγώ το θεωρώ, αν μου επιτρέπει, ανεξάρτητα από το ότι είμαστε φίλοι, σε θεωρώ ίσως τον μεγαλύτερο εν στην Ελλάδα. Εκτιμώ και άλλους ποιητέ εν ζωή. Αλλά νομίζω το δικό σου το ποιητικό έργο με έχει εμπνεύσει πάρα πολύ. και Έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές και ποιήματα σε κείμενά μου, ακριβώς επειδή τα αγαπώ πολύ. Μεγάλη βιβλιογραφία. Είσαι από τους πιο πολυγραφότατου θα έλεγα, διανοούμενους στην Ελλάδα, σε ποικίλα θέματα. Και επιπλέον ήσουν απάντοτε από τότε που σε θυμάμαι μέχρι και σήμερα, ένας ένθερμος Έλληνας ε, διανόμενο, ο οποίος πάντα αγαπάει την Ελλάδα, ε, παρατηρεί τα πράγματα που συμβαίνει γύρω του, έχει συμμετάσχει πολλές φορές στα κοινά, έχει διατελέσει και ε, περιφερειακό σύμβουλο Αττική, δημοτικό σύμβολο Αθηνών, πρόεδρος ένα σωρό ελληνικά και άλλα Think Tanks, πρόεδρο επιτροπών τη Ελλάδα προ το εξωτερικό. Τι να πρωτοπότα, τα. τα ε, Λίγο τα αφηγήθηκα περιληπτικά στον πρόλογο μου αυτή της εκπομπής. Και έτσι θέλω να μου δώσεις μια αρχική εικόνα πώς βλέπεις την Ελλάδα σήμερα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εσύ που πάντα ας ούτε, την παρακολουθείς με όλους τους τρόπους σε πολλά επίπεδα σου πούμε. <Τιε>, Ελείς παντελή λέω και βάζω και εσένα δηλαδή αν και είσαι πολύ νεότερος μεγαλώσανε μέσα σε ένα κλίμα εγκύκλειας σχολική παιδείας, το οποίο ήταν διαφορετικό από το σημερινό και το λέω αυτό γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο εμβαπτίζονται οι νέοι Έλληνες σε αυτό το οποίο λέμε ελληνικότητα και το οποίο φοβούμαι ότι διαφέρει πολύ από τον τρόπο με τον οποίο εμείς προσλάβαμε. Τη δεκαετία του 50, τέλο δεκαετία του 50, αρχέ δεκαετία του 60, στην πρώτη γυμνασίου, που ήμουν στη Χρυσούπολη τη Καβάδα, στο Νέστου, και κάναμε, ε, το γυμνάσιο ήταν σε κάτι παλιού οριζόνε, ένα ετοιμόροπο κτίριο, με τσακμάδε, όπω του λέγανε εκεί, που πέφτανε πάνω στα κεφάλια μα, και στο προάβλιο αυτού του οριζόνα, που ήταν γυμνάσιο τότε, ε, και πράγματι ήταν 1956 πρέπει να ήταν αυτό, 57. Ε, είχε μία μεγάλη επιγραφή, ασπρισμένος ο τείχος, και με πλεγράμματα κλείσε μέσα στην ψυχή σου την Ελλάδα για να αισθανθεί κάθε είδου μεγαλείο. Ιονύσιος Σολωμός, είναι για να λαχταίσεις κάπου ε, κάθε είδου μεγαλείο, λέει ο Σολωμός, το είχαν φτιάξει να αισθανθείς κάθε είδου μεγαλείο. Αυτό το πράγμα είχε χαραχτεί μέσα μου συν όλα αυτά τα οποία συμπαρομαρτούν ε, το έργο του σολομού με τον εθνικό ύμνο, με τις απόψεις του, με όλη αυτήν την, την έννοια της ελληνικότητας και της Ελλάδος όπως την εξέπεμπαν τότε και ο Σολωμός και στη συνέχεια ο Κάλβος και ο Παλαμάς και ο Σικελιανός και προχωρούμε ε, στην πορεία της ποίησης αυτής με το βάθος των συναισθημάτων τους για το τι σημαίνει Ελλάδα. Και βέβαια υπήρχαν και πάρα πολλά άλλα ε, ε, ποιητικέ προσλήψεις της Ελλάδα όπως του Λορέντσο Μαβίδη που λέει ότι Ελλάδα για το μεγαλείο σου ε, βασίλεμα δεν έχει και δίχως γνέφια τους κερούς η δόξα σε διατρέχει. Οφείλω επίσης να πω ότι πριν από αυτά μου είχε εντυπωθεί η ελληνική ιστορία μέσα από, πριν ακόμη πάω στο δημοτικό σχολείο, μέσα από ένα ταπεινό θέαμα. Και το θέαμα αυτό ήταν ο Καραγιώζης, το θέατρο Σκιών στον Πυρεά, του Χαρίδημου. Ο Χαρίδημος ήταν η ολόκληρη οικογένεια Καραγιώζου παικτών. Και σηκώναν τότε, θυμάμαι, στον Πυρεά εθνικά έργα. Δηλαδή, ο Θεόβερο Κολοκotrone, ο Μαύρο τη Ανατολή, ο Αθανάσιο Διάκο, η Πράγματα τα οποία σου δημιουργούσαν με υψηλή αισθητική όπως την αντιλαμβάνουμε τώρα με αυτό το θέατρο σκιών και με τους διαλόγους τους και με τον παλμό τους και με το πάθος τους σου μία εικόνα ε, για την Ελλάδα. Θα μου πεις είναι μία εικόνα η οποία είναι πραγματική ε, αυτό το ιδεατό σχήμα το ελληνικό. Ενδεχομένω όχι. ενδεχομένω να ήταν. Ε, προβολή ε, μάλλον ε, αυτών τα οποία θέλαμε να είναι η Ελλάδα αλλά πίσω από όλα αυτά υπήρχε μία ε, πραγματικότητα και αυτή την πραγματικότητα ε, την εξέφραζαν πάρα πολλοί άνθρωποι τότε της εποχής μου και ενδεχομένω και της δικής σου εποχής. Βέβαια ε, Με έτσι, έτσι μεγαλώσαμε όλοι, έτσι μεγαλώσαμε εμείς έτσι. οι μεγαλύτεροι αυτό πούμε. Ναι έτσι, έτσι μεγαλώσαμε. Και βέβαια υπάρχει πάντα η αίσθηση και αυτό προσπαθώ και εγώ να ελέγξω τον εαυτό μου σε αυτά τα οποία λέω. Υπάρχει μια αίσθηση στον κόσμο γιατί το έχω ακούσει και από παλιότερους που λένε ξέρεις τότε οι παλιότεροι και άρα κατά κάποιο τρόπο και εμείς λέμε τότε τα πράγματα ήταν καλύτερα. Ε, υπήρχε σεβασμός, υπήρχε πειθαρχία, υπήρχε το ένα, υπήρχε το άλλο Ενδεχομένω να είναι έτσι, ενδεχομένω και να μην είναι έτσι πάντως. Δηλαδή, ε, τι θέλω να πω, ε, πολλές φορές σε σχέση με το σήμερα, και θα έρθουμε και στο σήμερα, ε, μου λένε, ας πούμε, πολλοί κόσμοι, «Α, παλιότερα, ναι, εδώ, πότε γεννήθηκες, εγώ γεννήθηκα το 47, τότε, ήταν εποχές, ήταν πολύ καλύτερα» και, και σου λέω, παιδιά, δεν είναι έτσι, διότι, Σκεφτείτε τι συνέβη στον Δεύτερο Πόλεμο. Σκεφτείτε από το έπο το, του το, το, το Ελληνοϊταλικού Πολέμου πώς φτάσαμε στην Γερμανική κατοχή, πώς φτάσαμε στις ευφυλλιοπολεμικές σειράξει, τι υπέστη η Ελλάδα μεταξύ των Ελλήνων, το τι καταστροφές, το τι σφαγέ, το τι εγκλήματα, το τι οπισθοδρόμιση μέσα σε μία δεκαετία, το πώ χάσαμε διάφορες ευκαιρίε για να επεκτείνουμε και την Ελλάδα λόγω των εμφυλιοπολεμικών μας σειράξεων πως χάσαμε την Κύπρο και πάει λέγοντας τόσα πράγματα στη διεθνή κακέρα τότε θα μπορούσαμε εάν δεν είχαμε αυτήν την εμφυλιοπολεμική σειράξη να είμαστε πολύ ισχυρότεροι και πολύ καλύτεροι και πολύ πιο επεκτατικοί στα δίκαιά μας όχι επεκτατικοί ας πούμε επιθετικά έναντι κάποιων άλλων και το σκέφτομαι αυτό πάντα και λέω Εντάξει, ας μην υπερβάλλουμε το τι ήταν τότε καλύτερο. Ε, δεν είμαι απεσιόδοξος εγώ για την Ελλάδα ή η ελλαδα Πάντα και διαχρονικά όταν γυρίσει κανείς και πιο πίσω στην ελληνική ιστορία των χιλιάδων χρόνων και πέσουμε ακόμα και στην εποχή του λεγόμενου και πραγματικού ελληνικού θαύματος με όλη αυτή την οικουμενικότητα του ελληνικού πνεύματος την για πρώτη φορά στην ανθρωπότητα έκλαμψη και ε, αναλαμπή του ανθρωπίνου πνεύματος, της λογικής ε, ή ακόμα της αμφισβητήσεων μέσα από τους προσοκρατικούς για να φτάσουμε στου Σοκράτη, στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη και μετέπειτα σε μια σχετικά μικρή χρονική περίοδο. Τότε βεβαίως έμειναν αυτά στη μνήμη μας σήμερα αλλά η εποχή και το κατεστημένο τη εποχή των ανθρώπων αυτών δεν ήταν αυτό το οποίο εξέπεμπαν με τις ιδέες τους. Πολλοί εξ' είχαν πάρα πολύ κακό τέλος. Αν αρχίσουμε από τον Πυθαγόρα και να φτάσουμε στους διάφορους προσοκρατικούς οι οποίοι καταδιώχθηκαν στον Ηράκλειτο, ε, στο ε, στον Πρωταγόρα, στον Σοκράτη, στον Αρτοτέλι. Τι να και ο Πλάτων όταν προσπάθησε να εφαρμόσει όλα αυτά τα, τα, τις, τις ιδέες του περί και πολιτείας ε, δεν μπόρεσε να, να στεριώσει, α πούμε. Οριστοτέλη και αυτός εξόριστο έφυγε τελικά. Και Όχι, Και δεί... τον καταδίκασαν σε θάνατο. Ε, έφυγε για να μην ε... τον σκοτώσουν. Ε, τον, ναι, τέλος, τον καταδίκασαν επίσης Θέλω τέλος, λοιπόν να πω ότι ε, ιστορικά, εάν το δούμε, δεν πρέπει να μα να απαγοητευόμαστε. Διότι τι συνέβη τότε. Υπήρχε ένας πυρήνα ο οποίο ενδεχομένω για την κοινωνία του τότε να ήταν περι, περιφερειακός, δεν ήταν οι ιδέε τους αποδεκτές ναι. και πολλών άλλων, ακόμη και επιστημόνων της εποχής, Έχει απόλυτο, είχαν, απόλυτο για παράδειγμα, δίκαιο. τον Αρίσταρχο, έτσι ο οποίος ήταν ο πρώτος, ο οποίος συνέλαβε την ιδέα ότι, ξέρετε, δεν είναι η γη το κέντρο του κόσμου, είναι ο ήλιος εκεί, περιφέρεται γύρω από, α, α, από τον ήλιο και οι κατεστημένη ε, επιστήμονες εισαγωγικά της εποχής επάνε μην τον αυτού, είναι τρελός. Άρα, τι θέλω να πω ότι εάν κάνουμε μία προέκταση αυτού του πράγματος και στη σημερινή Ελλάδα πάντα υπάρχει αυτή η μαγιά των Ελλήνων πάντα υπάρχει ένας κρίσμος πυρήνας ο οποίος βλέπει τα πράγματα σε βάθος και διαφορετικά από την τρέχουσα κατάσταση και αν θέλεις ως αναχωρητές Πες και ως αναχωρητές, απομακρυσμένοι από την παρούσα κατάσταση. Αλλά που καταθέτουν την άποψή τους και που εγώ από προσωπική εμπειρία, λέω για το μικρό, δικό μου βελιναικές, με συναντάει κόσμος και νέος, νέοι άνθρωποι και έχουν διαβάσει τα βιβλία μου, Φεριπίνη. Και λέει, μα, ξέρετε, αυτά και απορώ κιόλα, Λέω, πού με θυμάστε, τι βιβλία μου έχετε διαβάσει κλπ. Παρόλα αυτά, θέλω να πω ότι ο σπόρος υπάρχει και οι αναζητητές μιας σε εισαγωγικά αληθινότερη αλήθειας από αυτή η οποία μας προβάλλεται, υπάρχουν αυτοί οι αναζητητές, υπήρχαν πάντοτε και δεδομένων των συνθηκών και των συγκυριών η κρίσιμη αυτή μάζα πολλές φορές αναδεικνύεται στην επιφάνεια κάτω από ενδεχομένω και ταγωδίες, πούμε στην ελληνική ιστορία και αναλαμβάνουν τα ενία της χώρας και τη βάζουν σε μία κατεύθυνση ε, κατά κάποιο τρόπο πιο αισιόλοξη να το πω έτσι, πιο οραματική. Και στη σύγχρονη νεότερη ιστορία μας με την δημιουργία του, της νεότερης Ελλάδος και του νεότερου ελληνικού έθνους κράτους, ξεκινάμε από τον Καποδέστρια και συνεχίζουμε με ανθρώπους οι οποίοι ε, Έδειξαν τον δρόμο και μιλάμε τώρα αυστηρά για την πολιτική σκηνή. έτσι Δεν μιλάμε ακόμη ναι. για το ευρύτερη έτσι, διανόηση της χώρας. Αλλά ακόμη και πρωτοποριακή πολιτική υπήρξαν στην Ελλάδα δεδομένων των συνθήκων και των συγκυριών και την οδήγησαν έξω από το τέλμα που φαίνεται ότι το τέλμα είναι κάτι το οποίο αρέσκεται πούμε, στον μέσο Έλληνα. Αυτό έτσι έχω να πω τώρα, για, αναλυτικά για τη σημερινή κατάσταση Βέβαια είναι ε, και ε, Χρήστο, μια ανάκλαση τώρα του ναι. Πριν μπούμε Στη σύγχρονη κατάσταση να, ναι. να κάνω ένα σχόλιο Σε αυτά που είπες ναι. Ότι, ναι. ότι και εμένα αν με ρωτούσες Συμφωνώ απόλυτα Τα ίδια περίπου θα έλεγα κι εγώ Αλλά εδώ έχουμε κάτι Το οποίο εγώ το συνειδητοποιώ Προσωπικό μπορεί να είναι Μπορεί να είναι κάποια δική μου Κακή αντίληψη, δεν ξέρω, αλλά ε, δεν μου φαίνεται έτσι, ότι μ, μην ξεχνάς ότι αυτό που είπες τώρα, ας το πούμε, είναι ένα storytelling, είναι η διοίκηση μιας ιστορίας, την, την οποία πρέπει να υπάρχει κάποιος να την κάνει. Δηλαδή πρέπει ναι. να υπάρχουν δάσκαλοι. Εμείς στο παρελθόν, από το σχολείο ξεκινώντας και έπειτα από τα ενδιαφέροντά μας, ε, βρίσκαμε πάντοτε και είχαμε πάντοτε δασκάλους για να μα εμπνεύσουν να μας πούν αυτό το δικό τους... ο καθένα storytelling για την Ελλάδα... να μας εμπνεύσουν... και να μας εμφυσίσουν... εν πάση περιπτώσει... μια συνοχή ελληνική... Ε, μέσα στους αιώνες. Έτσι πάντα νιώθαμε. Αλλά βλέπω ότι αυτό το πράγμα τώρα... έχει διακοπή. Δηλαδή ισχύει όσο υπάρχουν... οι storytellers αυτοί. Οι άνθρωποι που θα κάνουν οι διηγήσεις... σαν αυτοί που έκανε τώρα εσύ... και που θα ρυθμίσουν τον ακροατή του. Ε, στις σκέψεις αυτές αν αυτοί εκλείψουν οι άνθρωποι φύγουμε εμεί από το προσκήνιο αργά ή γρήγορα ας πούμε και όλοι οι άλλοι που τέλος πάντων που είναι και λίγοι που το κάνουν αυτό ε, πλέον τα σχολεία δεν λειτουργούν έτσι εσείς σαν πανεπιστημιακός επίσης γνωρίζεις ότι πλέον και τα πανεπιστήμια δεν λειτουργούν έτσι δηλαδή αλλάζοντα η φρουρά η δική σου έχουν κατακτήσει πλέον τα πανεπιστήμια οι, ε, με μεταμοντερνιστέ. ε και έχουν το δικό του αφήγημα το οποίο προβάλλουν στα παιδιά παγκοσμίως σημαίνει αυτό με το walk, το cancel Culture και όλα αυτά θα τα πούμε και επίσης υπάρχει και η συγκυρία ότι εγώ βλέπω μια πλήρη έλλειψη διανοούμενων, μια πλήρη έλλειψη δηλαδή ανθρώπων που μπορούν να καθοδηγήσουν το πνεύμα του Έλληνα που θα τους άκουγε και καταλήγουμε πάντα δηλαδή ότι Καλό ή κακός, όλο αυτό που παρουσίασες νομίζω εγώ ότι είναι αποτέλεσμα παιδείας. Και το παιδείας ας πούμε έχεις προεκτάσει που ξέρεις. Ας πούμε, δηλαδή πώς δημιουργείται η παιδεία, πώς εκπέμπεται, ποιοι συμμετέχουν και όλα αυτά. Αυτή η παιδεία αυτή τη στιγμή είναι αν όχι ανύπαρκτη, κατά την άποψή μου είναι σε έκλειψη. Οπότε υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην υπάρχει στο μέλλον ε, η ελληνική συνείδηση που είχαμε συνηθίσει εμείς επιγενεών. Ε, α, α, ακόμη και αρχή γεννωμένης από την αρχαιότητα. Δηλαδή νομίζω ότι ζούμε σε μια εποχή στην Ελλάδα τουλάχιστον και παγκοσμίως συμβαίνει βέβαια που ε, υπάρχει αυτή η κρίση και επιπλέον ε, είμαστε, δεν δεχόμαστε και τις σωστές επιρροές από έξω που πάντα δεχόμασταν. Είμαστε πάντα φιλόξενοι όχι με τους ανθρώπους μόνο αλλά και με τις ιδέες που ερχόντουσαν από τη Δύση κυρίω προ εμά. Και Βλέπεις ότι υπάρχει, ας πούμε, η αντίληψη που μας εκπέμπουν εδώ και την οποία υιοθετούν οι πολιτικοί μας, ότι δεν υπάρχουν πλέον έθνη, όλα είναι business, η, η κάθε χώρα είναι μαγαζί, οι πολίτε της κάθε χώρα είναι υπάλληλοι του μαγαζιού, ποιος είναι ο ισολογισμός, πώς τα πήγε φέτος, ποιος, ποιος το χειρίζεται καλύτερα το μαγαζί λογιστικά, κλπ. Και προσπαθούν να αποκλείσουν, ας πούμε, τις ότι οι λαοί μεταξύ τους δεν έχουν ιδιότερο τεσάρα μπορούν να αναμειχθούν και να είναι όλοι οι ίδιοι υπάλληλοι α πούμε μεταξύ τους στο, στην τάδε χώρα μαγαζί της Ευρώπης κλπ. Και όλη αυτή η νοοτροπία έχει περάσει πλέον καλό ή κακώς στην Ελλάδα στην οποία νοοτροπία αντιστεκόμαστε με εμεί οι μεγαλύτεροι που έχουμε μάθει αλλιώ, αλλά οι νέοι μαθαίνουν έτσι. Και ποια είναι η εναλλακτική τους. Η εναλλακτική του είναι μόνο το ίντερνετ. Από το οποίο προσπαθούν λίγοι από αυτούς, όχι πολλοί, να βρουν, α πούμε, τι εναλλακτικέ μέσα από το ίντερνετ να ενημερωθούν, να ε, αυτοδιδαχθούν κλπ. Κατά κύριο λόγο λειτουργεί ισοπεδωτικά. Οπότε, αν, αν βάλει και άλλα κάποια στοιχεία τα οποία θέλω να σου παρουσιάσω παρακάτω στην κουβέντα μα, ε, βλέπω λοιπόν ότι δε, ναι, με ενισχύει αυτό που λέμε, που σου λέω και εγώ το ίδιο θα έλεγα με ρωτούσε κάποιο. Αλλά από τη μια, αλλά από την άλλη, εξαρτάται κιόλα η αισιοδοξία μας, η συνοχή η ελληνική από όλου αυτού του παράγοντε που έτσι περιληπτικά και πρόχειρα που ο καθένα του θέλει συζήτηση, πρόχειρα τώρα σου παρουσίασα για να σου πω ότι ε, ίσω να είμαστε σε καιρού που οι οποίοι είναι, έτσι φαίνεται τουλάχιστον, που είναι πολύ καθοριστικοί για το τι θα γίνει. Είμαστε σε ένα σταυροδρόμι δηλαδή το οποίο είναι πολύ κρίσιμο ποιο δρόμο θα πάρουμε από τους δύο. Αυτό ήθελα να σχολιάσω ναι, αυτά που είπες. Ναι, ε, Πριν φτάσουμε στο σύγχρονο, εάν, δηλαδή, τελείως για να το συζητήσουμε. Ξεκινώντας την παρέμβασή μου, ε, αναφέρθηκα ακριβώς το πρόβλημα της εντύπλειας της παιδείας την οποία έχουν σήμερα οι Έλληνες και ακριβώς ε, μια αλλαγή σκηνικού θα μπορέσει μόνο να υπάρξει όταν υπάρξουν πολιτικές δομές οι οποίε θα αναστηλώσουν το ελληνικό πνεύμα μέσα από την εγγύη Αυτό είναι το εκ των ουκάνευ για να υπάρξει μία ε, ανάταξη και ανάτασης του ελληνικού πνεύματος, της ελληνικότητας και της ελληνικής ιδέας. Ε, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το οποίο είπες. Από την άλλη μεριά, ακόμα και έτσι, ε, η έννοια του πυρήνα τον οποίο έχω εγώ στο μυαλό μου και μέσα στην ιστορική διαδρομία ας πούμε της Ελλάδος δεν, δεν απαιτείται μεγάλο αριθμό ανθρώπων απαιτεί τις συγκυρίες όπου οι άνθρωποι αυτοί θα αναδειχθούν από την, να το πω έτσι, από το τέλμα από την, τη λίμνη της Αδρανίας από τη λίμνη της διαστρέβλωσης των ιδεών όπως θέλεις έτσι να το εκφράσω αλλά θεωρώ ότι από τη στιγμή που θα υπάρξουν οι συγκυρία, διότι αυτό το οποίο είπε με το διαδίκτυο ότι υπάρχουν πυρήνες και αναζητές, αυτοί ψάχνουν, βρίσκουν, υπάρχουν άνθρωποι παρά την παρουσία των σχολείων. Εγώ τα έχω ζήσει και στα νεότερα χρόνια με τα παιδιά μου τα οποία όταν κοίταζα τη, την ιστορία φεριπή, που με ενδιαφέρε, έβλεπα πώς γίνεται η ιστορία, έβλεπα τι παραλυπόταν. Ακόμα είχαν φτάσει και σε ένα σημείο, θυμάμαι όταν ο γιος μου ήταν στο γ που ξεφύλλιζα την ιστορία και του λέω: Καλά, για το Μέγα Λέξαντρο, μόνο αυτή τη σελίδα θα κάνετε». Δεν τι, τι, μου απήντησε. Και η κυρία μα είπε ότι δεν θα την κάνουμε και αυτή, γιατί διαμαρτύρονται οι γείτονε. Είναι δηλαδή ε, πράγματα ναι, τα οποία δεν τα είχαμε ξανακούσει. Ναι, το τέμα. είναι Ναι, Είναι πράγματα. Κοίταξε, μην ξεχνά ότι και εγώ, η, στην, στην ανάμειξή μου στην ενεργό πολιτική την οποία είχα σε αυτά που είπε στα δεξαμενέ σκέψει, διότι δεν είχα ποτέ την την διάθεση να κατέβω στον ενεργό πολιτικό στίβο έτσι, της, του κοινοβουλευτισμού όπως λέγεται το πολίτευμά μας ε, αλλά στον ενεργό πολιτικό στίβο αναγκάστηκα να, ε, να μετατεθώ προς ελληνικότερα, ελληνικότερες πολιτικές δομές όπου τις έβρισκα σε σχέση με την λεγόμενη έτσι, κεντροδεξιά της Νέας Δημοκρατίας λόγω της, του βιβλίου της ρεπούση. Ε, το βιβλίο αυτό τη ιστορία τη το οποίο για μένα προσωπικά όταν το διάβασα, ε, με ενόχλησε πάρα πολύ, όχι τόσο για αυτά που λέει, όσο για αυτά που δεν λέει. Είναι και αυτό σημαντικό, το τι ναι, δεν εγώ. λες στην ελληνική ιστορία. Και με έχει εντυπωσιάσει, με έχουν εντυπωσιάσει οι μερικά πράγματα. Δηλαδή, ακόμη θυμάμαι ένα βιβλίο που είχα διαβάσει του Βερέμι, ο οποίο, ε, εντάξει, έχω μια ανεκτήμηση για τον Βερέμι, αλλά. Όταν διάβασα ένα βιβλίο του για την ιστορία των Βαλκανίων και, τον, ε, και είδα ότι υπάρχει το Ήλιντεν και η προσπάθεια της προσώθησης της Μακεδονίας από τους Σλάβους με τον τρόπο τον οποίο θέλανε είτε ανεξάρτητη Σλαβική Μακεδονία όπως την θέλουν είτε Βουλγαρική, δεν υπήρχε μέσα ο Μακεδονικός αγώνα δεν υπήρχαν ο Παύλος Μελάς ή ο Βραβούμης κλπ. Δεν υπήρχαν. Και λέω μπα, λέω λάθος, θα το διάβασα το βιβλίο, πρέπει να το ξαναδιαβάσω, δεν είναι δυνατό. Και συνεχίζουν και όμως, να μην υπάρχουν λέει, σε όλα δεν... τα επίπεδα, συνεχίζουν να μην υπάρχουν. Δεν ε, είναι μόνο δεν το παράδειγμα είναι... του δηλαδή, Βέρεσ. Δηλαδή, αυτό το θεωρώ, ε, πώς να το πω, δηλαδή είναι αντιακαλυμαϊκή αυτή η, η αντιμετώπιση των πραγμάτων. Είναι, δεν θα το λέγαμε, θεληνική, αλλά τέλος πάντων, με τι αντίληψη αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταγράψουν αγώνες υπαρκτούς οι οποίοι ε, χάρην αυτών δημιουργήθηκε ε, στέριωσε η Μακεδονία η Ελληνική, να το πω έτσι. Ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω για πάρα πολλούς ανθρώπους. Ε, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν θέλω να, ε, ξέρεις, περνώντας έτσι τα χρόνια, περνούν τα χρόνια και ερχόμενο σε επαφή με, μια, με ένα μεγάλο φάσμα ανθρώπων και τα λοιπά έχω καταλήξει και το έχω πει και δημόσια ότι στην Ελλάδα οι Έλληνες είναι μια μειονότητα οι Έλληνες αυτούς που καταλαβαίνουμε εμείς ως Έλληνες οι Έλληνες οι οποίοι έχουν ρίζες ελληνικές διότι όπω λένε και οι Ευαγγελικές ρίζες ότι ε, εφήμεροι εσύν όσοι που Έχουση ρίζας εν εαυτής. Εάν δεν έχεις, ας πούμε, την συνέχεια του έθνου σου, την συνέχεια της φυλή σου, τη, συνέθεια, τη συνέχεια του λαού σου, την ιστορική του συνέχεια και τα διδάγματα τα οποία σου έχει προσφορήσει, είσαι εφήμερος, είσαι ευτερός στον άνεμο. Ε, αυτό ε, δεν είναι πολύ έλληνε σήμερα στην Ελλάδα. Και το λέω πάντα με την έννοια ότι αυτή που υπενόησε προηγουμένως αυτά που είπα ότι χρειάζεται να υπάρξει η κρίσιμη μάζα της ελληνικότητα. το λέω με την έννοια ότι ε, κανείς θεωρεί Ελλάδα και Έλληνες και ότι η εντάξει είναι δεδομένο. Δεν είναι δεδομένο. Απαιτείται συσπήρωση διότι οι μειονότητες όταν αντιληφθούν ότι είναι μειονότητες μέσα στην ίδια τους στην πατρίδα και είναι κάτι αντίστοιχο που είχε πει και ο Σεφέρης ότι όπου και να πάω η Ελλάδα με πληγώνει ε, τότε έχουν περισσότερες δυνατότητες επιβίωσης. Δηλαδή αν αντιληφθεί κανείς ότι ξέρεις Ελλάδα μεν ακόμα, Ελληνική σημαία μεν ακόμα, αλλά από πίσω δεν λέει και τίποτα. Τα σχολεία μας δεν τα εκπέμπουν αυτά τα πράγματα. Όταν το συνειδητοποιήσουμε αυτό και συσπυρωθούμε γύρω από μια ελληνικότητα, τότε θα δημιουργηθεί δηλαδή... Έντινη μέτρο γίνεται αυτό. Υπάρχουν, βέβαια αυτό έχει είναι και επίφοβος ουγρόνος διότι ό,τι χάνεται από την εγκύκλιοπαιδεία και μένει στα χέρια μέν, αλλά όχι πάντα ικανών ομάδων εργασίας να το πω έτσι περί την ελληνικότητα διότι πολλές φορές ε, δημιουργούνται και ομάδες οι οποίες έχουν εντελώς ακραίε θέσεις και ακραίε με την έννοια του, του εξωπραγματικού και του μη... Ε, προκύπτοντος από την οικουμενικότητα και την ελληνικότητα της, της παιδείας και της ελληνικής γραμματείας. Έτσι, με αυτή την έννοια το λέω. Ε, αυτό υπάρχει πάντα ένα ρίσκο. Αλλά βέβαια να σου πω κάτι. Εγώ προτιμώ αυτούς παρά όλους τους άλλους τους αποδομητές. Ε, και ένα σχόλιο που θέλω να κάνω σε σχέση με αυτά τα οποία είπες ότι ε, φοβάσαι ότι θα εξαλειφθούν αυτά τα πράγματα. Να πάμε κάπου σε έναν άλλο χώρο και να δούμε ε, το πώς δεν μπόρεσε να εξαλειφθεί από την ψυχή ενός λαού η ιστορία του, η θρησκεία του, ε, οι αρχές του αν θέλεις και μιλάω για τον ρωσικό λαό. Μετά από 70 χρόνια κομμουνισμού η Αγία Ρωσία παρέμεινε Αγία Ρωσία και εμπολείς παρέμενα και στην ψυχή κομμουνιστών κατά τη διάρκεια ας πούμε της, του κομμουνιστικού καθεστώτος στη Ρωσία και να αν αναφερθώ και στο Στάλιν και στον μεγάλο πατριωτικό πόλεμο και στην, σε εκκλήσεις τότε ας πούμε ακόμη και στην εκκλησία κτλ. Δηλαδή τι θέλω να πω ότι τα έθνη δεν είναι εύκολο να τα ε, διαλύσει. Εμείς έχουμε το έξτρα πρόβλημα βέβαια τώρα και το μεταναστευτικό που θα έρθουμε και σε αυτό. Αλλά ε, έχω την αίσθηση αν πάμε έτσι και λίγο πιο αντικειμενικά στην ελληνική ιστορία ε, η, η, αυτό το οποίο λέμε Ελλάδα ε, όχι τόσο ω κράτος γιατί το κράτος δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια έτσι αλλά υπήρχε η έννοια της Ελλάδος η ιδέα της Ελλάδος ήταν ένας χώρο εδώ γεωγραφικός, ο οποίος η γλωσσολαλιά ήτανε, το κλίμα ήτανε, τι ακριβώς ήτανε, ή για απορροφητικές ικανότητες σε διάφορες σε εισαγωγικά εισβολέ και καθόβους φύλων, τα οποία γινότανε και τα οποία κατά κάποιο τρόπο ε, εξελληνίζονταν, να το πω έτσι. Δηλαδή θέλω να αναφερθούμε σε προέλληνες ή σε πρωτοέλληνες ή σε Έλληνε. Όλα αυτά είναι και λίγο ασαφή ω προ τα οριά του, αλλά σίγουρα είναι ένα χώρο ο οποίο δημιούργησε μία γλώσσα, η οποία είναι τουλάχιστον τρει χιλιάδε χρόνια. πολύ την πάνε και πιο πίσω, εγώ θα σου πω τρει χιλιάδε χρόνια. Και δύο χιλιάδε χρόνια θέλει. Όχι, δεν είναι δύο, είναι τρει χιλιάδε σίγουρα. Τα ομυρικά μα έπη εγγράφησαν γύρω στο 800 π.Χ. και αναφέρονται σε γεγονότα του 1200 π.Χ. Και είναι ε, ε, ε, ανυπέρβλητα ω προ την την την οποία έχουν και ω προς την ζωντάνια με την οποία περιγράφουν τη ζωή, τις συγκρούσεις, τους αγώνες, τις αγωνίες. Και με μία γλώσσα, μια... Χρήστο, ναι. και με μία γλώσσα που φανερώνει, γιατί οι γλώσσες δεν γίνονται μια μέρα στην άλλη, που φανερωνει γιατι οι γλώσσα δεν γινονται μια μερα στην αλλη που φανερωνει και μια ιστορία τη γλώσσα που ίσως ξεπερνάει, το, όπως καταλαβαίνει εύκολα, ακόμη και το 1200, για να μπορεί ναι. να φτάσει στο επίπεδο τη ομυρικής γλώσσα. Ναι και βεβαίως έχεις απόλυτα δίκαιο ότι υπήρχε προϊστορία. αλλά εγώ σου λέω από τα γραπτά μνημεία να αρχίσουμε αυτά τα οποία μας έμειναν σαν γραπτά μνημεία. Αυτή η γλώσσα παρά της και η γλώσσα την οποία μετά από ε, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχω προσπαθήσει την οποία διαβάζω στο πρωτότυπο δεν είναι ε, σε σχέση με την κλασική αρχαία ελληνική ε, θέλει ορισμένες έτσι δικλείδες από κρυπτογράφησης μικρών λέξεων. Δεν είναι τίποτε. Υπάρχει συνέχεια όσοι έχουν ασχοληθεί δηλαδή με την πορεία της ελληνικής γλώσσας ε, και εγώ το έχω κάνει τουλάχιστον έχω κάνει την προσπάθειά μου εκδίδοντας την πολιτεία του Πλάτωνος και τελευταία τα περί έρωτος που είναι το συμπόσιον του Πλάτωνος και το περί ψυχής, που είναι ο Φέδων όπου έχω ε, εγκυβωτήσει μέσα στην ε, επανεκπομπή όλων των διαμαντιών που υπάρχουν, των διανοημάτων που υπάρχουν μέσα σε αυτά τα έργα, τα οποία κατανανείς πρέπει να τα ψάξει, γιατί ο Πλάτων είναι λιγοφλίαρος, δεν είναι, δεν είναι κάτι το οποίο τα βρίσκεις όλα αμέσω. Τα έχω δομήσει έτσι και σε παρενθέσεις και το αρχαίο κείμενο και όπως διαβάζει με την τρέχουσα γλώσσα αυτά τα οποία λέει ο Πλάτωνας, στην παρένθεση δίπλα όταν διαβάζεις το αρχαίο κείμενο είναι πλήρω κατανοητό. Θέλω να πω είναι σαφέστατη η συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και αυτό είναι κάτι το οποίο μας δένει και κάτι το οποίο ε, δεν έχω ερμηνεύσει γιατί υπάρχει αυτή η, η απορροφητική ικανότητα αυτή της γλώσσας των διαφόρων οι οποίοι μπαίνουν και δεν είναι μόνο η γλώσσα γιατί η γλώσσα είναι, είναι η βάση αλλά και το εφαλτήριο για τη μουσική, για την πίεση, για την αισθητική αν θέλεις διότι τελικά είναι και ένα, πολλά από τα προβλήματα της Ελλάδος ίσως το κυριότερο, το σύγχρονο της Ελλάδος να είναι και θέμα πρόβλημα αισθητικής. Δηλαδή όλα αυτά αποτελούν ένα σύνολο. Ξεκινάμε από τη γλώσσα, αλλά η γλώσσα εκπέμπεται παντού. Και να μην αναφερθώ και σε νεότερους μελετητές με τη ε, διερεύνηση του τι σημαίνει γλώσσα κτλ. Αυτό λοιπόν ε, μου το έλεγε μάλιστα και ένα φίλο ο Ρένος, ο ότι αυτό έχουμε, μου λέει, σαν κληρονομιά, έχουμε την κοινή μας γλώσσα. Συμφωνήσαμε, συμφωνούσαμε σε αυτό. Αυτό κανείς δεν μπορεί να μας το στερήσει και κανείς δεν μπορεί να στερήσει την ελληνικότητα όλων αυτών οι οποίοι μιλούν και καλλιεργούν αυτήν την γλώσσα. Γιατί η γλώσσα αυτή εκπέμπεται από ένα μυαλό μέσα. Δηλαδή είναι, είναι αμφίδρομη η σχέση γλώσσα και τρόπου του σκέπτεστε. Είναι σημαντικό και διαμορφώνει αυτό το οποίο θα πρέπει να είναι ο Έλληνα διαχρονικά. Το μαργούδικεία Αλεξανδρίς το μαργούδικεία Αλεξανδρή, βγαίνουν στην απλικρή υπακρυφα, βγαίνουν στην απλικρή φακρίφα γεννούνς στην απλικρίφα κριφα βγαίνουν στην απλικρίφα κριφα τσιδγιγι του νιακι πους πουρις τσιδγιγι του νιακι πους πουρις τσιδγι τη τις κι μουρμουρις τσιδγι μάνα τις κι μουρμουρις τσιδγι μάνα τις τις μουρμουρις στο παύρεμα ρουδί Μ αργούδι, μ να μην έξω στην απλικρή φακρυφα, έξω στην απλικρή φακρυφα, έξω στην απλικρή φακρυφα, έξω στην απλικρή κρύφ, φακρυφα. Αν θέλεις μα να αντίρεμε, πάνω θέλεις μα να αντίρεμε, πάλι εγώ θα φθιένω στην αυλή. Πάλι εγώ θα πιένω στην αυλή για να βλέπω τον Αλεξανδρή. <συλί gust> αν θέλει, φαμ, θέλει, μοναφένει, μοναφένει, μοναφένει, μοναφένει, μοναφένει. Πάλι εγώ θα πιένω στην αυλή για να βλέπω τον Αλεξανδρή. <συλίξη> <Λιγή> πάλι εγώ θα πιένω στην αυλή για να βλέπω τον Αλ. Θέλει <Τελίς> να δύρεμε. Αμα θέλειμα να δύρεμε. Παλιώ θα βγαίνω στην αυλή. Για να βλέπω τον Αλεξάνδρη. Παλι εγώ θα βγαίνω στην αυλή. Για να βλέπω τον Αλεξάνδρη. Ναι, <Daha> e, να αναφέρω Χρήστο, <dólares> να, να αναφέρω Χριστό ότι τα έργα που ανέφερε είναι. Τα βιβλία σου αυτά είναι το «Πλάτωνος πολιτεία» από τι εκδόσει «Κάκτος» το 2020 ναι. εκδόθηκε. Ναι. Επίσης είναι το «Πέρι ε, περί περί έρωτος. έρωτος Πλάτωνος συμπόσεων» «Η πολλαπλές αποχρώσεις του έρωτος» εκδόσεις «Τάλος» του 2024. Ναι. Και το «Περι ναι. ναι. ναι. ψυχής Πλάτωνος φέδων» «Πραγματεία περί θανάτου, ψυχών και μετεψυχώσεων» εκδόσεις «Τάλος Φι 2024. Και ναι, να αναφέρω εγώ, εγώ και, το, μη... και περί του Εόντο ε, Σύμπαντο Κόσμου επίση. Παράδοση. Εκδόση Hector του 2021. Σωστά, και τον Ηράκλειο. Και τον Ηράκλειο, α το Ναι. ναι. Ε, ε, Κοίταξε, το θεωρώ, πώ να σου το πω, το θεωρούσα καθήκον μου ότι αυτό το πράγμα, εγώ είμαι πάντα τη απόψεω ότι για τέτοια θέματα, αυτά τα θέματα είναι, είναι μίζωνα για τον κάθε Έλληνα. Και δεν, ο κάθε Έλληνα πρέπει να τραβάει γραμμέ και να ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν θεωρώ την ελληνική ιστορία ή την ελληνική γραμματεία, ε, ένα τομέα του επιστητού, όπου μόνο εξειδικευμένοι σε εισαγωγικά άνθρωποι θα πρέπει να ασχολούνται. Θεωρώ ότι ο κάθε Έλληνα πρέπει να έχει άποψη πάνω σε αυτά. Να πέσει επάνω, να τραβήξει γραμμέ, το τι συνέβη, το τι γεγονότα έχουν συμβεί στην ελληνική ιστορία, τι πιθανέ ερμηνείε, και όλα αυτά τα συναφεία. Αλλιώ δεν μπορεί να δομηθεί, ας πούμε, ο Έλληνας. Παράλληλα με το τι είναι, μπορεί να είναι μηχανικός αυτοκινήτων, μπορεί να είναι γεωργός, μπορεί να είναι καθηγητής πανεπιστημίου, μπορεί να είναι το οτιδήποτε και τα λέω αυτά ε, με τα γνώσεως. Όχι ότι έχω έτσι, κάποια ιδεολογή, μπορεί να είναι κάποιο γεωργός. Εγώ είχα πετύχει εδώ στη Μάνη κάτω από το χωριό, μου θυμάμαι πολλά πολλά χρόνια πριν, ας πούμε, ένα παλικάρι το οποίο και τα πρόβατα και διάβαζε την νεότερη ελληνική ιστορία. Ε, και του λέω «Τι, εσύ, πώς και λοιπά» μου λέει, εγώ ήμουνα... είχε τελειώσει το, τη θητεία του Φρουρός Εύσωνος και μετέπειτα είναι ένας από τους πολύ σεβαστούς παπάδες εδώ πέρα, κληρικούς και ιερείς, τοπικούς της της Μάνης. ο Παπα-Νικόλας, ας πούμε, και πολλοί άλλοι. Θυμάμαι δηλαδή τον Γεωργό, ο οποίο ασχολείται με αυτό. Θυμάμαι ανθρώπου οι οποίοι είναι ε, άσχετοι, δεν το περιμένει και κάθονται και διαβάζουν. Έχουν την αγωνία, την υπαρξιακή να διατηρήσουν κάποιε ρίζε. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι, δεν φαίνεται στην επιφάνεια. Νομίζουμε ότι υπάρχουν ανάλογα με το τι είσαι, τι είσαι, εσύ, εσύ δουλεύει στο σούπερ μάρκετ, δουλεύει στο σούπερ μάρκετ, αλλά δεν ασχολείσαι καθόλου. Δεν είναι καθόλου έτσι. Έχω συναντήσει στη ζωή μου πάρα πολλού ανθρώπου με απίθανα επαγγέλματα που πολλέ φορέ και εξανάγης, ε, τα κάνουμε λόγω του ότι δεν υπάρχει απορροφητικότητα στους διανομμένους στην Ελλάδα, στον χώρο αυτό. Και εξ αναγκάζονται, πούμε, να κάνουν διάφορες εργασίες οι οποίες όμως, να το πω έτσι, επιμένουν ελληνικά. Ναι, αυτή η υπαρξιακή αγωνία, ας την ονομάσουμε, που εκφράζεται με τους τρόπους που λες ακόμα και σε μία αναμενόμενα μέρη ανθρώπους, έχει όμως, ε, για να κάνω και λίγο το ενημερωτικά, το δικηγόρο του Διαβόλου, έχει να αντιμετωπίσει και μια υπαρξιακή απειλή, η οποία δεν είναι αυτή που είχαμε συνηθίσει πάντα. Δηλαδή δεν είναι ένας εξωτερικός εχθρός της στον οποίο να α πούμε απέναντί του να ε, ενωθούμε, να τον αντιμετωπίσουμε, τους Τούρκους, τους Γερμανούς, τους ξερογοπιούς ε, από τη μια. Και από την άλλη ε, δεν είναι και στο επίπεδο που γνωρίσαμε εμείς ε, Μεγαλώνοντα, ε, θέμα απόψεων. Ότι υπήρχαν, α πούμε, 50-50 τα πράγματα. Και υπήρχαν κάποιοι που είχαν τις απόψει αυτές και κάποιοι που είχαν τις απόψει τι άλλε. Και επίση, ε, συνηθίσαμε κάπου, εμείς που το συνειδητοποιήσαμε, ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε, ούτε, και όλο αυτό το ψυχροπολεμικό, το οποίο στην ουσία ήταν, α πούμε, ένα από την Ανατολική Ευρώπη, τη Σοβιετική Ένωση κλπ. που διείσδυε όπως δίδυσε με και στην Αμερική, που δίδει ας πούμε, στην, ε, στην Ελλάδα, προσπαθώντας να την κατακτήσει εκ των έσω. Και μιλάω πάντα ιδεολογικά. Ε, εδώ τώρα έχουμε κάτι άλλο όμως. Εδώ έχουμε έναν αόρατο εχθρό που ε, προβάλλει μια πραγματικά υπαρξιακή απειλή απέναντι σε αυτή την υπαρξιακή αγωνία, που έρχεται από το εξωτερικό, σαφέστατα, και ε, έχει για πρώτη φορά... Μια τέτοια φάση έχει πιάσει τα πόστα στην Ελλάδα. Δηλαδή τις θέσεις του authority αυτού που λέμε, όχι μόνο την εξουσία αλλά και το ε, αφήγημα της, της εξουσίας του κράτους, της πολιτείας. Και από πίσω η ιδεολογική γραμμή που υπάρχει σε αυτά που έχει διεσδύσει μέσω ξενιστών ας τους πούμε για να μην πούμε πράκτορες και κάτι τέτοια ε, είναι ας πούμε, το αφ... είναι το εξής ότι ε, υπάρχει αυτή η καινούρια ε, ε, υπαρξιακή απειλή κυριολεκτικά η οποία την ονομάζουν cancel culture τώρα ε, πολλοί που το ακούν αυτό νομίζουν ότι είναι μια κουλτούρα της ακύρωσης δεν είναι έτσι, δεν εννοεί αυτό ο τίτλος εννοεί ακυρώστε την κουλτούρα τον πολιτισμό δηλαδή έρχονται και σου λένε πλέον ότι όλα αυτά που συζητάμε τόστι ώρα εντάξει ωραία είναι σου λέει Καλέ οι απόψει σα, εντάξει, αλλά δεν είναι παρά ένα αφήγημα. Το οποίο αφήγημα ιστορικό το οποίο και πολιτιστικό. Το οποίο αφήγημα, εμεί τώρα το ακυρώνουμε, δεν υπάρχει. Και λένε, α πούμε, στο, στον κόσμο, σε όλο τον κόσμο. Και σε εμά στην Ελλάδα το έχουν περάσει, στου νέου βέβαια είναι ε, κυρίω ο στόχο του, ότι όλο αυτό είναι ένα αφήγημα παλιό, μπαγιάτικο που δεν ισχύει, το α το, το, το ακυρώσουμε. Και ακυρώνοντά το, δεν χρειάζεται και, και να σα το αφηγηθούμε. Να σας το εμφυσίσουμε. Είναι άκυρο. Οπότε θα σας πούμε εμείς τι να κρατήσουμε από αυτό. Να μην κρατήσουμε τίποτα. Ούτε όλα αυτά που λες, ούτε όλα αυτά που νιώθουμε, ούτε όλα αυτά που γνωρίζουμε σαν μεγάλοι άνθρωποι πλέον, ε, είτε σαν μορφωμένοι άνθρωποι. Να τα πετάξουμε όλα, σου λέει η γραμμή αυτή. Και να κρατήσουμε μόνο κάτι λίγα πράγματα, τα οποία φαίνεται να έχουν αξία για την κοινωνία. Και ποια είναι αυτά? Ο μαρξισμός, σου λέει. Να το κρατήσουμε το μαρξισμό. Τα υπόλοιπα τα πετάξουμε. Και αυτό το cancel culture έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Το οποίο προβάλλει το γεγονός ότι τα πάντα είναι ένα αφήγημα. Και μάλιστα τα πάντα μέσα στα αφήγηματα που υπάρχουν είναι μόνο οι σχέσει δύναμη. Είναι δηλαδή αυτό το post-modern πούμε που λέει ότι τα πάντα γίνονται για τη δύναμη. Επομένως... Ε, Α μην ασχοληθούμε πλέον με τις παλιέ ιδεολογίε, ας ασχοληθούμε με τις μειονότητες. Δηλαδή, το πώς θα χωρίσουμε τους ανθρώπους σε ομάδες κοινωνικές, ανεξάρτητα αν είναι τρει ή αν είναι τρία εκατομμύρια, οι κοινωνικές ομάδες αυτές είναι ισότιμες και έχουν κάθε μία, ας πούμε, το δικό της, ε, τη δική της αντιμετώπιση απέναντι στη δύναμη που είναι δυνατότερη από αυτές κάποιες άλλες κοινωνικές ομάδες ή το κράτος το ίδιο. Και έτσι, λοιπόν, να τα μεταφράσουμε όλα με αυτέ τι σχέσει δύναμη. Και πώ θα μπορέσουμε να διασώσουμε όλε αυτέ τι κοινωνικέ ομάδε από αυτό το παιχνίδι. Και ο μόνο τρόπο είναι να πούμε cancel. Ακυρά όλα. Τα αφηγήματα και οι σχέσει δύναμη και, και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάνουμε ένα restart. Αυτό είναι το The Great Reset που, που επίση γνωρίζει. Ε, το οποίο το είδαμε να το κρατάει σαν βιβλίο ο Έλληνα Πρωθυπουργό κάτω του Μασχάλη του στο Κοινοβούλιο. Το οποίο ε, μέσα μιλάει για την κατάρξη των Κοινοβουλίων και για ομάδες δύναμης οι οποίες είναι επιφωτισμένοι και οι οποίοι θα καθοδηγήσουν τον κόσμο σε μια καινούργια κατάσταση. Πέρα από τα αφηγήματα όλα αυτά τα οποία ονομάζουν αφηγήματα. Και αυτό το cancel culture έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή η θέση εκείνη η οποία περνάει όλο και πιο πολύ που λέει η ιστορία. Ποια ιστορία είναι αφηγήματα του καθένα. Δεν είναι καμιά σημασία. Και δεν χρειάζεται να σου τη διδάξουμε. Το βλέπεις, το έφερε στο παράδειγμα νωρίτερα με το γιο σου, με το βιβλίο της ιστορίας για το Μέγα Λέξανδο. Μία σελίδα και η πιδασκάλα και δεν χρειάζεται και να την πούμε. Γιατί ακολουθεί τη γραμμή αυτήν. Ότι άκυρα όλα. restart Λοιπόν, αυτό έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και απέναντι σε αυτό, αν δεν έχουμε, επειδή αυτό κυριαρχεί όσο μπορεί, ε, δεν έχει κυριαρχήσει απόλυτα, αλλά το βλέπουμε να προελάβει. Προσπαθεί να σταματήσει πλέον η Αμερική την προέλασή του, στην Ευρώπη όμω συνεχίζει να προελάβουν. Και το μόνο που βλέπω εγώ είναι η αντίδραση του κόσμου, την οποία μπορεί να υπάρξει, δηλαδή κάτι, μια αμφισβήτηση σε αυτό που λέω τόση ώρα, μόνο μέσα από ανθρώπου που έχουν πάρει το σπόρο τη παιδεία ή τη κατανόηση τη πραγματικότητα ή αυτού του πράγματο που λέω, έστω και σαν ενημέρωση, που δεν υπάρχει πουθενά. Πολλοί άνθρωποι που μα ακούν αυτή τη στιγμή, μπορεί να το ακούνε πρώτη φορά. Τόσο ανενημέρωτο είναι κόσμο για το τι παίζει με αυτό που εγώ ονομάζω. Ε, ε, ο μυστικός πόλεμος, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ε, και ε, Μέσα λοιπόν σε όλη αυτή την κατάσταση βλέπεις για παράδειγμα αυτές τις μέρες στην Αγγλία ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί. Συλλαμβάνουν πλέον τον κόσμο εάν τολμήσει να σηκώσει την αγγλική σημαία σε αγγλικό έδαφος. Είναι έγκλημα και σε τη συλλαμβάνουν. Συλλαμβάνουν τον κόσμο, έχουν συλλάβει μέχρι τώρα, το 2024-2025, πάνω από 30.000 ανθρώπου, επειδή έγραψαν κάτι, ένα post στο ίντερνετ, το οποίο δεν βόλευε στο αφήγημα που θέλουν να περάσουν, που είναι αυτό που σου λέω. Που είχαν α πούμε τι ανησυχίε σαν αυτέ που λέμε. Εμά τώρα δηλαδή στην Αγγλία, θα μα συλλαμβάνανε με αυτά που λε το ώρα. Κανονικά θα έρχονταν <Ρι> στο σπίτι σου και θα σε, θα σε παίρνανε και θα σε χώνανε μέσα. Αυτό κάνουν. Και έχει ξεσηκωθεί τώρα ο κόσμο στην Αγγλία, που οι Αγγλάρε έτσι. Που πάντοτε, α πούμε, του δίναμε μια. Ε, πως το λένε, μια εξαιρετική οπτική. Εγώ όταν ήμουνα. Ε, όταν κάποιο καιρό έζησα στο, στο Λονδίνο, ε, περνούσα έξω από ένα φούρνο. Και μπήκα, α να πάρω ψωμί. Και πάω να μπω στο φούρνο μέσα, και ο κόσμο, οι διαβάτες του δρόμου, μπαίνουν μπροστά μου και με σταματάνε. Μου λένε: Πού πας» Λέω: Πριν πάρω ψωμί. Δεν παίρνει ψωμί σήμερα. Γιατί, γιατί το ακριβήνανε και δεν θα πάρει κανένα ψωμί. Από μόνο του, χωρί οργάνωση. Και αν πήγαινε εσύ, όπω εγώ, που δεν ήξερα, να μπει σε ένα μαγαζί να πάρει ψωμί, ο κόσμο σε σταματούσε και δεν θα άφηνε να μπει μέσα στο μαγαζί. Και στο τέλο, <Και> όχι <Και> μόνο <Και> έπεσε <Καισχυλίες> η τιμή <Καισχυλίες> του ψωμιού, αλλά του παρακαλούσαν όλα. Δηλαδή έπεσε και, δηλαδή το ακριβείναν πολύ, και φτύνινε μέσα σε μερικέ μέρε, επειδή κανένα Άγγλο δεν πήγε να πάρει ψωμί, χωρί να συνεννοηθεί. Αυτή η Άγγλοι τώρα είναι 3 εκατομμύρια. Οι εκδηλώσει που γίνανε στο Λονδίνο αυτέ τι μέρε, 3 εκατομμύρια στο Λονδίνο με αγλικέ ημέρε, εναντίον όλα αυτού του πράγματα που συζητάμε. Εμεί μπορούμε να κάνουμε κάτι ανάλογο. Έχουμε τον σπόρο να κάνουμε κάτι ανάλογο. Βλέπει ότι δεν τον έχουμε. Διότι αυτοί οι οποίοι ε, στρατολογούν και ε, κατευθύνουν τέτοιου είδου διαμαρτυρίε, είναι τι άλλε πάντα. Δεν υπάρχουν 3 εκατομμύρια άνθρωποι να σηκώσουν την ελληνική σημαία από του δρόμου. Στο παρεθόν υπήρχαν με, με τις διαμαρτυρίες για τη Μακεδονία κλπ. Α πούμε, πάλε ποτέ. Αλλά πλέον βλέπεις ότι οι νέοι δεν ακολουθούν, δεν το, δεν το κάνουν αυτό το πράγμα. Με αποτέλεσμα, α πούμε, να βλέπεις όλα αυτή τη φάση. Και επιπλέον βλέπεις και το βλέπεις στα social media, στο ίντερνετ είναι ολοφάνερο και τα λοιπά. Υπάρχει, εγώ αυτό βλέπω, η, η κυριαρχία της απαξίωσης. Ο μέσος Έλληνας, το μέσος δεν μου αρέσει να το λέω, αλλά τέλο πάντων πολλοί Έ είναι πλέον στη φάση τη απαξίωση. Απαξιώνουν τα πάντα. Απαξιώνουν την ιστορία, απαξιώνουν τη γνώση, απαξιώνουν του ε, ε, αξιόλογου ανθρώπου που μπορούν να πούν κάτι. Σα πω, εγώ δεν ξέρετε εσεί, κλπ. Ο καθένα έχει ανέβει πάνω σε ένα καφάση, όπω παλιά γινόταν πάλι στο Λοδίλιο, στο Speaker's Corner, που ε, στο ε, Hite Park, α υπήρχε μια γωνία που ο καθένα στο Speaker's Corner που μπορούσε να πάει, να ανέβει πάνω σε ένα καφάση και να βγάλει μια ομιλία. Μετανοείται, έρχεται το τέλος του κόσμου, να σας, να σας μιλήσω για τον τετραγωνισμό του κύκλου και λοιπά και λοιπά. Αυτό που γινόταν στα δικά μας καφενεία γινόταν εκεί. Και πλέον είμαστε όλη η Ελλάδα ένα speaker's corner. Έχει αναμπή ο καθένας το δικό του καφάς και λέει τα δικά του. Και με απαξίωση προς τα πάντα. ακόμα Ακόμη η γη δεν, είναι, δεν υπάρχει, η, δεν είναι επίπεδη. Ε, πώς το λένε, τα πάντα είναι ψέματα. και τα, Αυτό είναι μια πλήρης απαξίωση των πάντων. Και βλέπει όλο αυτόν τον αρνητισμό, μια ψυχοπάθεια, μια κανονική παράνοια, η οποία εκφράζεται ελληνικότατη, η οποία εκφράζεται, στο, κατά τη γνώμη μου, όπω το βλέπω εγώ, στην πλειοψηφία των κοινωνικών εκδηλώσεων των Ελλήνων και στο ίντερνετ και άλλου. Δεν έχουμε τη βάση, δηλαδή, ξαφνικά αύριο το πρωί να κάνουμε αυτό που κάνουν οι Άγγλοι αυτή τη στιγμή. Και έτσι λοιπόν, με όλα αυτά και με άλλα στοιχεία που θέλω να σου πω παρακάτω, ε, βλέπω μεν αυτή την υπαρξιακή αγωνία σε κάποιου. Αλλά βλέπω και αυτή τη μεγάλη υπαρξιακή απειλή του cancel culture, το, του δίνουμε ένα τίτλο τώρα, γιατί είναι αυτό ο τίτλο που προβάλλουν, ε, που είναι μια γραμμή που διαπερνάει όλα τα έθνη και όλε τι χώρε, και επίση τη δική μα, που λέει, όλα αυτά που λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά, είναι αφηγήματα. Και τα κάνετε ω αναζήτηση δύναμη, απέναντι στι μειονότητε των κοινωνικών ομάδων. Ε, και, ε, να τα ακυρώσουμε. Και θα σα πούμε εμεί, πούμε, με τι να ασχοληθείτε. Αυτό είναι το ε, πρόβλημα ε, που μεγάλο που αντιμετωπίζουμε απέναντι σε όλα αυτά που λέμε χρίστος συγνώμη συγγνώμη που μακρηγόρησα λίγο. Όχι, μια χαρά θα λες. Ε, αλλά βέβαια όλα αυτά είναι αφηγήματα, αλλά και τα δικά τους αφηγήματα είναι. Μα ναι, ναι, μα ναι φυσικά. Έτσι, ένα και δύο αυτό που είπε ότι είναι αόρατος η απειλή από τη στιγμή που την αντιλαμβάνεται κάποιο, παραδείγματο χάρη εσύ και γράφει το μυστικό πόλεμο δε, δεν είναι πλέον αόρατος, έχει παύση να είναι αόρατος Ναι, ε, αλλά θα πρέπει ε, να ε, συνεχίσουν να, να, να, τα να τα πάνω... υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να έχουν την παιδεία, να καταλάβουν τι λέμε να διαβάζουν ναι. βιβλία, να ε, ναι. ε, έχουν ένα λογικό ε, πώς το λένε, ε, ε, μια λογική παρουσία Εγώ ήθελα να δύο δύο έτσι, σε δύο άξονες να κινηθώ σε σχέση με αυτά τα οποία είπες και το ένα είναι ε, το πώς έχει καταντήσει σήμερα, καταντήσει τέλος πάντων να σας αποφύγω αυτήν την απαξιωτική λέξη το πώς σήμερα διαμορφώνεται ε, η δυτική τουλάχιστον κοινωνία ε, να διοικείται από γιατί περί αυτού πρόκειται α πούμε είναι διεθνείς συμμορίες οι τα πολιτικά κόμματα, τις ενώσεις, τι ευρωπαϊκές και το ένα και το άλλο. Από αυτή την άποψη, δηλαδή ο κομμουνισμός ήταν καταστροφικό ότι κατέρευσε διότι μαζί με τον κομμουνισμό, ο οποίος σίγουρα δεν ήταν καλό για τους λαού οι οποίοι τον υφίσταντο, αλλά όσα απειλή για τον διετικό πολιτισμό ήταν τέτοια που κατά κάποιο τρόπο τους κυβερνώντες και τους εξουσιαστέ, τους ευαισθητοποιούσε στο να δημιουργήσουν ένα είδος κοινωνικού κράτους από την φόβο αλλώσεώς του από κάποιο άλλο καθεστώς. Με την κατάρρευση του κομμουνισμού αυτό δεν υπάρχει. Ξεσαλώσανε όλοι αυτοί και έχουν δημιουργήσει αυτές τις διεθνείς συμμορίες οι οποίες τις λένε πολιεθνικές, διεθνείς εταιρείες που είναι κάτω ακριβώ από την επιφάνεια της πολιτικής της ευρωπαϊκής και της αμερικανικής. Υπάρχουν όλα αυτά τα σχήματα τα οποία κινούνται κατά κάποιο τρόπο ε, σαν ανεξάρτητοι πυρήνε, εξουσίας, και κλπ. Αυτό βέβαια έχει ξεκινήσει και είναι, είναι ε, το, αυτό που ήθελα να κάνω είναι ότι έχει ξεκινήσει με την κατάρρευση της ενίας του ιερού. Εμείς σαν Ελλάδα πάντα είχαμε ξεκινήσει με την αίσθηση του ιερού, της ιερότητος των θεών του Θεού και πάει λέγοντας όλο αυτό. Στην πορεία και επειδή αναφέρθηκε στον μαρξισμό κάπου η Ευρώπη τον σκότωσε τον Θεό θεωρώντα ότι είμαστε ύλη τελικά. Υπήρξε μία περίοδος της επιστήμης που όλα τα θεώρησε ότι προέρχονται από κάποια ανεγκέφαλη ύλη. Ο εγκέφαλος δημιουργήθηκε από ανεγκέφαλες, από ανεγκέφαλες βάσεις. Και εξού και το του Νίτσε το «Ο Θεός απέθανε» το οποίο ε, κατέγραφε μέσα από μια λιτή τέτοια έκφραση την ε, απόλυα του ιερού στην Ευρώπη και βέβαια το σκοπτικό μετά όταν πέθανε ο Νίτσε που γράφηκε στον την απώλεια του σπιτιού του «Ο Νίτσε απέθανε Θεός» και είπε η από κάτω. Ε, θέλω να πω ότι η έννοια του ιερού ε, κατά κάποιο τρόπο υπέστη μια κάμψη μέσα από την επιστήμη, η οποία προκαθορίζει τα κοινωνικά φαινόμενα. Να πω το εξής, ότι όταν ο Κοπέρνικος δημιούργησε το σύστημά του αυτό το ηλιοκεντρικό πλέον, βασισμένος στις θεωρίες του αρισταρχού και αυτό είναι σαφές ότι τις εγνώριζε γιατί έχει, υπάρχουν στα πρωτότυπα έργα του πούμε, υποσημειώσεις που αναφερόταν στον αρισταρχό όταν το προδημ, δημιούργησε και το ε, αυτό εκδόθηκε το έργο πρακτικά τη στιγμή που πέθανε ονομαζόταν The Revolutionibus Orbium Celestium περί της των πλανητών αυτή είναι η ουσία η έκφραση Το revolution σημαίνει περιφορά Περιφορά, η περιστροφή ήταν μια λέξη της λατινογενής η οποία σημαίνει αυτό ακριβώς. Αλλά ήταν τόσο συντριπτική η, ο επανακαθαρισμός και η επαναξιολόγηση των αξιών πλέον όταν χάνεται το κέντρο του κόσμου που ήταν η Γη και γίνεται ένα άλλο κέντρο του κόσμου ο ήλιος και η Γη πέφτει σε δεύτερη μοίρα που αυτό είχε επιπτώσει στη συνέχεια η ανατροπή αυτή, η επιστημονική και πολλές άλλες τη εποχή είχε επιπτώσει στο κοινωνικό σύνολο και δια των εφαρμογών τους, έτσι, των επιστημονικών που οι λέξεις Revolutio έμεινε πλέον γνωστοί ως με την έννοια την οποία έχουμε σήμερα το revolution, η επανάσταση. Δηλαδή, η επιστημονική επανάσταση μετά από πολλά χρόνια δημιούργησε τις κοινωνικές επαναστάσεις. Τώρα ζούμε σε αυτό που πολύ σωστά περιέγραψες το καθεστώς, το οποίο ε, ε, έπεται, είναι, είναι αυτά τα, τα κοινωνικά φαινόμενα αργούν να εκδηλωθούν με βάση τις ε, νεότερες αντιλήψεις της επιστήμης. Διότι οι σημερινές αντιλήψεις της επιστήμης επανέρχονται πάλι σε σχήματα όχι υλικά. Επανέρχονται σε σχήματα ε, όπου ο Θεός έχει έναν ρόλο ουσιαστικό, όπου ε, η συνείδηση μπορεί να είναι ε, πανταχού παρούσα και αυτό είναι κάτι το οποίο θα εμφανιστεί μετά από αρκετά χρόνια και θα συμπαρασύρει πάλι τα κοινωνικά φαινόμενα. Γι' αυτό δεν είμαι απεσιόλοξος, διότι στο front line, στην, στην γραμμή της σημερινή ας πούμε το, το μέτωπο πολέμου το οποίο γίνεται πολέμου της γνώσεως έτσι, ε, Αυτά τα πράγματα έχουν ανατραπεί εδώ και πολύ καιρό, αλλά θα πάρει χρόνο. Δηλαδή, όταν ο Δαρβίνο έκανε τη θεωρία του, δεν είχε βγει ακόμη ο Παστέρας του μερού, ούτε ήξεραν το τι σημαίνει κύτταρο, το εάν το, το, το κύτταρο το, που σήμερα ξέρουμε ότι έχει ένα δικό του εγκέφαλο, έχει το DNA μέσα, είναι ολόκληρο οργανισμό και ήταν απλέ σκέψει τότε, οι οποίε, ε, Λόγω της αυρανία πλέον των, των κοινωνιών σε σχέση με την πρωτοπορία της επιστήμης υπάρχουν και σήμερα όπως σωστά το περιέγραψες και είναι ακόμη διάχυτε Ότι δεν είμαστε τίποτε, ε, όλα αυτά είναι αφηγήματα για παραμύθια της Καλυμμάς, είμαστε λάσπη. Αυτή είναι άλλωστε και η ειδοποιώση διαφορά, ξέρει μεταξύ αριστεράς και δεξιάς στο ιδεολογικό επίπεδο. Όχι στο πρακτικό και το διαχειριστικό και το πολιτικό. Ο υλισμός αριστερά... και ο ιδεαλισμός Ακριβώς. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σου λέει, είσαι λάσπη, από εκεί γεννήθηκε, δεν είσαι τίποτε άλλο, ενώ οι άλλοι λένε ότι όχι, είναι ο Θεός, υπάρχει ο Θεός. Υπάρχει η δύναμη, υπάρχει το πνεύμα, υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει κάτι το οποίο εσείς δεν μπορείτε να δείτε με τα μάτια σας, ας πούμε, τη καθημερι... τετριμένης καθημερινότητα και των πολύ κλειστών οριζόντων σας. Αυτό δεκμέρεται σήμερα και από την επιστήμη. Το front line, η γραμμή της επιστήμης είναι εκεί. Οι μεγάλοι επιστήμονες ε, αυτού τους προβληματισμούς έχουν. Να αναφέρουμε, εξήμερα, που το συζητούσαμε τις προάλλες ιδιωτικώς, να αναφέρουμε τον Φεντερίκο Φαγκίν. Το Φαγκίν, το, ναι. Ο οποίος, ο, ο οποίος είναι ακριβώς ο, ο, πάνω ο, ο σ αυτό. Σ ο Μπερνάρντο παιδε... Κάστραπ κτλ. Δηλαδή, ο Τόρταν Πίτερσον. Όλοι οι ο, σύγχρονοι επιστήμονες και φιλόσοφοι ακριβώς προσπαθούν να φέρουν αυτή την συνειδησιακή... Αναγέννηση. Ναι. Αυτό λοιπόν, αυτό δεν πρόκειται να σταματηθεί διότι είναι η πορεία της επιστήμης. Η επιστήμη έφτασε σε, ένα, σε μια αυτογνωσία της βαθιάς αγνιά της, να το πω έτσι. Εγώ ξέρεις, έχω πάντα εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια δική μου προσωπική θεωρία περί της γνώσεως σαν μια σφαίρα, η οποία επεκτείνεται πράγματι χρονικά και διαστέλλεται και αυξάνεται αυτό που λέμε γνώση αλλά η επιφάνεια αυτή της σφαίρας είναι αυτό που λέω «η γνωστή άγνοια», δηλαδή πάντα η γνώση δημιουργεί ερωτήματα για αυτό το οποίο δεν ξέρεις, γιατί πάντα υπάρχει κάτι που παρακάτω δεν το ξέρεις. Και πέραν από της επιφάνειας η οποία υπερκαλύπτει τη γνωστή γνώση, η γνωστή άγνοια, υπάρχει και η βαθιά άγνωστη άγνοια, που δεν μπορείς ακόμη να ξέρεις τις απορίε σου. Και για να το κάνω αντιληπτό, θα... εδώ και 200 χρόνια πριν, δεν θα μπορούσαμε να συζητάμε για ηλεκτρομαγνητικές καταιγίδες, για τον ηλεκτρο, ηλεκτρισμό, για τέτοια φαινόμενα. Δεν υπήρχε η αντίληψή μας ότι υπάρχει ηλεκτρισμός. Ήτανε, τότε τότε ήταν για την εποχή εκείνη η βαθιά άγνοια. Δεν είχε φτάσει η επιφάνεια της άγνοιας μας στο να ρωτήσουμε πράγματα που ρωτάμε τώρα στις διάφορες ε, επιστημονικούς τομεί. Ε, αυτό το πράγμα λοιπόν ε, είναι κάτι το οποίο το συνειδητοποιεί πλέον σε βάθος η επιστήμη το ότι όσο περισσότερο γνωρίζουμε, όσο περισσότερη γνώση έχουμε και περισσότερο γνωρίζουμε, τόσο σε βάθος αντιλαμβανόμαστε ότι τόσο περισσότερα αγνοούμε. Δηλαδή, στο βάθος υπάρχει η μεγάλη υπαρξιακή άγνοια. Και δεν είναι, ενώ η αντίθετη σχολή, η ληστική σχολή, λέει ότι όλα είναι γνωστά και είναι μία λάσπη και δεν σημαίνει τίποτα αυτό το πράγμα. Εμείς οι, από την άλλη μεριά του, του φεγγαριού ή από την άλλη όχθη πιστεύουμε σε κάτι το οποίο είναι υπερβατικό και αυτό το πράγμα ε, η, η μοντάρνα επιστήμη είναι η μοντερνα επιστημη ειναι υπερβατικη για να σου πω την βατική, φυσική ή ακόμα και τι αντιλήψεις μας για την προέλευση του σύμπαντος και όλη αυτήν την ε, την κυβαντική αβεβαιότητα και όλες αυτές οι ιδέες οι οποίες δημιουργούν αυτή την, ε, την αίσθηση της, της υπέρβασης σε σχέση με αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα, να αναφερθώ πάλι στο Σέξπιν που έλεγε ότι ε, οράτη ε, η φιλοσοφία σου ναι, δεν είναι αυτή που νομίζεις ότι είναι υπάρχουν άγνωστα πράγματα στον κόσμο τα οποία δεν μπορεί να τα εμπεριέχει η φιλοσοφία σου. Αυτό, από αυτή την άποψη, λοιπόν, εγώ είμαι αισιόδοξο. ότι όλη αυτή η κατάσταση η τελματώδης γιατί τελικά καταλήγουμε στο ότι αυτά τα σχήματα των αντιλήψεων και των ιδεολογιών ε, έχουν αντίκτυπο στην ηθική του πλανήτη στο ηθικό μέρος και σήμερα ζούμε σε κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε αμοραλιστική κοινωνία, έτσι, όπου τα ήθη καταραίουν και θεωρούνται ότι δεν υπάρχουν επί της ουσίας. Ε, αυτό είναι λοιπόν το γενικότερο πλάνο. Τώρα ως προς την Ελλάδα, εγώ δεν συμφωνώ μαζί σου ως προς την απεσιοδοξία σου, δηλαδή θεωρώ ότι με την αίσθηση την οποία έχω από τις επαφές που είχα και έχω με τον κόσμο, ότι ένα 30 με 35% αυτών που ψηφίζουν, για να το πω έτσι, έχει αίσθηση ελληνικότητας την έχει αίσθηση και αγωνιά και αναζητά διεξόδους. Το ότι δεν μπορεί και δεν έχει εκφραστεί μέχρι τώρα λόγω ακαταλληλότητας των ηγεσιών ε, στον χώρο αυτό, ε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και δεν σιγοβράζει, να το πω έτσι. Ε, νομίζω ότι υπάρχει και ότι κάποια στιγμή θα εκδηλωθεί. Και βέβαια οι απειλέ για την Ελλάδα δεν είναι μόνον... Ε, Αυτέ τις οποίε ανέπτυξες, παραμένουν ακόμα και απειλές πραγματιστικές έτσι, από τη γειτονία μας και τον περίγυρό μας και ένα άσχημο έτσι, που πολλές φορές νιώθω που, που είναι συμβατό με αυτά τα οποία λες ως προς την φθορά, να πούμε φθορά των, των ιδεών και των αντιλήψεων για τον περίγυρό μας είναι ένα είδος πάθιας έναντι ε, Γειτόνων, οι οποίοι είναι δημογραφικά σφριγγυλοί. Σου μιλάνε, Φερρυπίν, για την Τουρκία των 80 εκατομμυρίων, α πούμε, έτσι. Αλλά πότε η Ελλάδα, όταν διέπευσε ακόμη και στρατιωτικά, είχε αντιπάλου οι οποίοι δεν ήταν μη λεούνια. Πότε. Πάντα. Ο Λεονίδα ποιου αντιμετώπισε. Πάντα. Η περσική πόλεμη τι ήταν. Η ελληνική επανάσταση τι ήταν. Δηλαδή, το ότι ει εμεί ή άριστος ή του Ηρακλήτου, ότι ο ένας μπορεί να είναι για δέκα χιλιάδες αν είναι άριστος, αυτό το πράγμα είναι μέσα στην ελληνικότητα η άριστοση του ηρακλητου οτι ο ενας μπορει να ειναι για δεκα χιλιαδες ακριβώς για να επιζήσει το χρειάζεται. Αλλιώς δεν μπορεί να επιζήσει. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και να εκπέμπεται. Τι σημαίνει τα 80 εκατομμύρια, ας πούμε. Δεν σημαίνει τίποτα. Χρήστο, αυτή την υπερβατικότητα που ανέφερες κάπως λίγο ευγαλέα και και τη νέα επιστήμη, αλλά και αυτά που λες τώρα, σε αυτά θα εστιαστούμε παρακάτω. Φίλοι μου συνταξιδιώτες μου, ακούτε τον μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης και σήμερα έχουμε εστιαστεί σε μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, στον καθηγητή Χρήστο Γούδη, με τον οποίο κάνουμε μια ελεύθερη συζήτηση, την οποία θα συνεχίσουμε αμέσως επιστρέφοντας. Από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Και σήμερα, ε, όπω κάθε Τρίτη στι 8, έτσι και σήμερα, εκπέμπουμε τι συχνότητέ μα εκεί κάτω, από το σκάφο μα στο υπερπέραν, εκεί στου συνταξιδιώτε μα κάτω στη γη, ε, και οι συχνότητέ μα αυτέ αναμεταδίδονται από το Internet Radio Albino 14. Και σήμερα, έχουμε μια έκτακτη εκπομπή, δεν το συνηθίζουμε αυτό. Έχουμε έναν καλεσμένο, έναν απαχθέντα, τον οποίον ε, Πήραμε από την ε, όμορφη Αθήνα και την όμορφη Μάνη και τον φέραμε εδώ στο σκάφος μας όπου κάνουμε μια ελεύθερη συζήτηση μαζί με τον καθηγητή Χρήστο Γούδη. Χρήστο, ε, θέλω ε, στη συνέχεια των πραγμάτων που λέγαμε νωρίτερα να σου αναφέρω ε, δύο στατιστικά στοιχεία τα οποία θέλουν να συμπεριλάβουμε στην κουβέντα μας περί της Ελλάδας, της κατάστασής της. Το ένα στατιστικό στοιχείο είναι ότι εγώ το παρατήρησα πρώτη φορά, θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, το 2011. Το 2011 ήταν η πρώτη φορά στην εποπτεία μου, στην ιστορία μας, που ξεπέρασαν οι θάνατοι της γεννήσης. Και από τότε μέχρι σήμερα, από το 2011 μέχρι τώρα που έχουμε 2025, ε, αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε αυξητικά και το 2024 είχαμε, λέω το στρογγυλό νούμερο, 75 χιλιάδες γεννήσεις και 130 χιλιάδες ε, Δηλαδή κάθε χρόνο αυξητικά, αυξάνεται η διαφορά μεταξύ θανάτων και γεννήσεων, το οποίο είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Δηλαδή καταλήγουμε, ας πούμε, αν ακολουθείς ας πούμε, τις προεκτάσεις αυτού του νούμερου, ε, Καταλήγουμε να γίνουμε μια χώρα γερόντων. Και ταυτόχρονα έχουμε χάσει, α το πούμε έτσι, αυτό το brain drain που λέγαμε παλιά, τη διαρροή εγκεφάλων, έχουμε χάσει περίπου ένα εκατομμύριο νέου, οι οποίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό. Και ε, ανάμεσά του, α πούμε, σίγουρα ε, ένα μεγάλο ποσοστό, α πούμε, είναι τα καλά μυαλά τη Ελλάδα, τα οποία πηγαίνουν στην Ευρώπη, στην Αυστραλία, στην Αμερική και εγώ Ταυτόχρονα. Θέλω να υπενθυμίσω για πολλοστή φορά που λέγαμε προηγουμένω για το, το πώ, αν οι άνθρωποι στην Ελλάδα διαβάζουν βιβλία κτλ. Η στατιστική που θα πω τώρα είναι αρκετά παλιά, είναι περίπου του 2015, δηλαδή προδεκαετία, αλλά ε, νομίζω ότι ακόμα χειρότερα είναι σήμερα. Ε, είχα δει αυτό, αυτή την παρουσίαση που είχε κάνει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, <coughs> όπου έλεγε, με συγχωρείτε, το ποσοστό των Ελλήνων που διαβάζουν, που διαβάζουν. Το αντίστοιχο ποσοστό των ανθρώπων που διαβάζουν τότε, το 2015 ε, περίπου, ε, 14, ε, στην ε, Αγγλία ήταν 23%. Στη Γαλλία ήταν 26%. Στην Ελλάδα ήταν 0,5%. Μισό της εκατό. Και φαντάζομαι σήμερα που μιλάμε πρέπει να έχει φτάσει το 0,2 ή 0,3. Δηλαδή, εγώ που εξέπαιμπα, το περιοδικό Strange ή που έγραφα, ας πούμε, πάντοτε τα βιβλία μου, απευθυνόμουν και απευθύνομαι, έτσι το είχα σκεφτεί, εγώ προσωπικά, σε ένα μικροποσοστό αυτού του μικροποσοστού. Δηλαδή, σε ένα 0,00 κάτι. Αυτό είναι επίση πολύ απογοητευτικό. Ε, βέβαια, εγώ πάντοτε δεν έδινα μεγάλη εμπιστοσύνη στις στατιστικές. Έχω και τη δική μου άποψη περί στατιστικής. Αλλά τέλο πάντων, δεν μπορεί να είναι τελείω φίξιον, πούμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε τελείω. Οπότε, είναι ένα δείγμα δηλαδή, ας πούμε, τη κατάσταση και τη παιδεία από τη μια και από την άλλη του μεγάλου δημογραφικού προβλήματο που έχουμε. Και καταλήγοντα απέναντι σε αυτό το δημογραφικό πρόβλημα. Νομίζω ότι είναι φανερό ότι κάποιοι που κάνουν κουμάντο εκτός Ελλάδος την Ελλάδα λένε ότι το μαντρί σα εκεί έχει αρχίσει και χάνει πρόβατα. Οπότε θα πάμε σε άλλα μαντριά που έχουν πλεόνασμα προβάτων να σας τα φέρουμε σε σας Και έχουμε ξαφνικά τα, τα όλα τα χρόνια αυτά αυτή την εισρωή παράνομο μεταναστών από τον Μπαγκλαντές από την πλανήτη. Και από άλλε τέτοιε χώρε, στο Πακιστάν, ξέρω εγώ, από τη Σομαλία κλπ., ει ροέ νέων ανθρώπων, χωρί οικογένειε, νέων ανδρών. Μάλιστα, ακούσαμε πριν από κάποιο καιρό τον Πρωθυπουργό τη χώρα να λέει ότι όλοι αυτοί οι επενδυτέ, όπω του λέει πλέον ο ολοκόσμο, θα μα λύσουν το δημογραφικό μα πρόβλημα. Τώρα, κανένα δεν κατάλαβε, ούτε και εγώ που το άκουσα, τι εννοούσε ακριβώ. Εννοούσε κάτι λογιστικό σε σχέση. Με την πολιτογράφηση, ή εννοούσε ότι όλοι αυτοί οι νέοι άντρε, α πούμε, θα πάνε με τι γυναίκε μα και θα μα λύσουν το πρόβλημα των γεννήσεων, γιατί δεν φέρουν οι γυναίκε μαζί του. Ε, και έτσι λοιπόν, σου καταθέτω για την κουβέντα, έτσι για τροφή τη συζήτησή μα, αυτά τα στοιχεία, τα, τα οποία δεν τα καταθέτω εντελώ απεσιόδοξα, όπω λε. Σου είχα πει ότι έκανα λίγο το δικηγόρο του διαβόλου για να δώσω τροφή στην κουβέντα. Αλλά τα καταθέτω για να τα σχολιάσει. Και ε, καθοδόν, καθώς θέλω να θίξουμε κυρίως την υπερβατικότητα για την οποία μίλησες και στην επιστήμη και στη σύγχρονη σκέψη από την ε, αντιστασιακή διανόηση απέναντι στα πράγματα που ανέφεραν νωρίτερα. Για πες, το πώς το βλέπεις όλο αυτό. Κοίταξε είναι ζώφερη η εικόνα, δεν υπάρχει εμφιβολία. Ας πούμε και στις δύο στατιστικές. Η μία είναι γνωστή ότι έχουμε το δημογραφικό πρόβλημα. Ε, η άλλη βέβαια... Ουδέποτε ήμασταν μια κοινωνία η οποία ήταν πολύ άριθμη, αυτή είναι αλήθεια και μια χώρα η οποία είναι πολύ άριθμη. Αλλά το μεταναστευτικό είναι για μένα ένα πολύ ανησυχητικό στοιχείο όχι τόσο ως προς την εισρωή γενικά ανθρώπων γιατί προηγουμένως είπα ότι μίλησα για την απορροφητική ικανότητα την οποία έχει η Ελλάδα και η ελληνική γλώσσα, αλλά ε, οι κουλτούρες που ανέφερες από Μπανκλαντές, από Πακιστάν, γενικά οι μουσουλμανικές κουλτούρες ε, κουβαλάνε μαζί τους έναν άλλο ε, κοσμοϊδόλο ένα Βέλταν Σάουν, μια διαφορετική αντίληψη του κόσμου και της ζωής. Και από αυτή την άποψη δεν μπορώ να δω και την προοπτική όλων αυτών να πηγαίνουν με τις γυναίκε μας, όπως το, το έθεσε, και προσπαθώντα να διερευνήσει. Τι βαθύτερες και βαθιστόχαστε αντιλήψεις του Πρωθυπουργού γύρω από το θέμα. Είναι καταρχά η μουσουλμανική κουλτούρα είναι ιδιαίτερα καταπιεστική εναντί των γυναικών. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία έχει η Μέση Ελληνίδα αντίληψη, την οποία πολλέ φορές φωνάζει και διαμαρτύρεται για του καημένου μετανάστε που του κακομεταχειριζόμαστε κτλ., δεν έχει αίσθηση περί πρόκειται από απόψεις. Από αυτή την άποψη ε, εντάξει είναι ανησυχητικό αυτό το φαινόμενο και δεν ξέρω και πώς θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί είναι περνάει ο καιρός και δεν ήταν κάτι το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τώρα το βλέπαμε να έρχεται και ερχότανε και ερχότανε και αυξανότανε και πολλά πράγματα δεν γινότανε Να πω Χρήστο ε, μισό λεπτό πάνω σε αυτό να σου πω ένα ακόμα σχόλιο όπω το καταλαβαίνω εγώ ε, που θέλω να το σχολιάσει. Επειδή είναι εντελώς παράλογο, εντελώς, δηλαδή δεν μπορώ να βρω καμία ε, λογική, στρατηγική στο να δεχόμαστε τόσους πολλούς μετα... λαθρομετανάστες και μετανάστες ε, νόμιμους μουσουλμάνους στην Ευρώπη. Να πω χαρακτηριστικά ότι φέρνω παραδείγματα το Βερολίνο της Γερμανίας είναι πλέον τουρκικο. Ε, περίπου το 80% του πληθυσμού είναι Τούρκοι. Ε, στην Ολλανδία... Είναι τόσο αυξανόμενη η μουσουλμανική παρουσία που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αποτελεί το 1 τέταρτο του πληθυσμού τη χώρα και σύντομα θα είναι και το κάτι αντίστοιχο με το Βερολίνο. Στην Αγγλία βλέπουμε τι γίνεται, ο κόσμο αντιδράει. Οι Βρυξέλλε, σαν πόλη, έχει πέσει τελείω. Α πούμε, βλέπουμε βίντεο από του δρόμου των Βρυξελών που είναι γεμάτο μπουρκε και είναι σαν να βλέπει το Ισλαμαπάτ και όχι τι Βρυξέλλες. Και βέβαια έχουμε χάσει, παρόλο που δεν ξέρω γιατί οι Αθηναίοι δεν έχουν ακούσει να το παραδέχεται, ε, ε, πώς το λένε, ανοιχτά. Την έχουμε χάσει την Αθήνα. Μεγαλύτερο κομμάτι από το κέντρο των Αθηνών είναι τελείως κατακτημένο από, από ε, αλόφιλους μουσουλμάνους. Ε, το, το, η μόνη στρατηγική του μυστικού πολέμου στο μυαλό τους αυτών που τα προωθούν αυτά που μπορώ να βρω, είναι οι εξής, ότι έχουν το λανθασμένο στρατηγικό σκεπτικό ότι θα τους κάνουμε πολίτες, να φορολογούνται στο κράτος μπίζνα μας και ότι θα τους κλέψουμε τα παιδιά. Δηλαδή αυτοί δεν ναι, έρχονται με τις αντιλήψεις του μεταστράτους, αλλά θα πεθάνουν αργά ή γρήγορα και τα παιδιά του θα γεννηθούν ή θα μεγαλώσουν στις χώρες μας και θα τους έχουμε πλέον, ας πούμε, γερμανοποιήσει, αγκλοποιήσει, ολλαντοποιήσει, ελληνοποιήσει κτλ. Θα τους κλέψουμε τα παιδιά. Κάτι το οποίο ε, το think tank που το σκέφτηκε αυτό ε, και θέλει μια συζήτηση νομίζω ότι είναι εντελώς ανόητο και αποδείχτηκε και ανόητο ότι δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Είναι σε κλειστές κοινωνίες μεταξύ τους, ε, ε, ε, δεν αφομοιώνονται ούτε τα παιδιά. Το έχω διαπιστώσει εγώ σε πολλές χώρες της Ευρώπη, και το διαπιστώνουμε και στην Ελλάδα ότι δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Ε, και έτσι λοιπόν αυτό είναι το σκεπτικό τους να τους κλέψουμε τα παιδιά το η μόνη λογική ε, εξήγηση αλλιώς έχει να κάνει με την ε, συνειδητή πλήρη ε, ε, πώς το λένε, επέμβαση στους λαούς της Ευρώπης ε, να τους μεταλάξουνε να ε, να τους κάνουν να γίνουν και ανάμεκτος πληθυσμό που δεν θα έχει καμία συνείδηση ούτε ιστορική, ούτε λαϊκή, ούτε εθνική, ούτε κοινωνική όπως την ξέραμε, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Και έτσι θα είναι απόλυτα διαχειρήσιμη γιατί δηλαδή θα είναι απλά η υπάλληλοι του business κράτους. Ε, αυτό ήθελα να προσθέσω σε αυτά που είπα. Ναι, βέβαια αυτή είναι η ερμηνεία ότι η μετανάστευση αυτή η μαζική, την οποία παρατηρούμε και πολύ σωστά έθεση στο θέμα ότι δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο. Εγώ το έχω ζήσει προδεκαετία και περισσότερο όταν πήγαινα Βρυξέλλες και, και Παρίσι και από τις Βρυξέλλες θυμάμαι που έπαιρνα το τρένο για να πάω στο αεροδρόμιο τότε ήταν μάλιστα και ένα, ένα ποδοσφαιρικός αγώνας με την Τουρκία κάπου είχε φτάσει σε κάποιο επίπεδο και περνούσα με το τρένο από το κέντρο των Βρυξελών για το αεροδρόμιο σε συνοικίε που μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, είχα μείνει έκπληκτο που ήταν γεμάτε με κρεμασμένε στα παράθυρα τουρκικέ σημαίε. Στο Παρίσι, το ίδιο, περνώντα πάλι με τρένο για να πάω στο αεροδρόμιο, περνάμε από το, το Black Paris, α πούμε, από εκεί που είναι το Μαύρο Παρίσι, να πούμε, όπου γινόταν και πάρα πολλέ ταραχέ και. Πρόσφα, σχετικά πρόσφατα, ας πούμε, ε, υπάρχει αυτό το φαινόμενο, βέβαια εσύ έδωσε στην την ερμηνεία η οποία τρέχει ότι είναι κατευθυνόμενο αυτό. Εγώ να το θέσω διαφορετικά ότι υπάρχει μία πίεση από αυτές τις χώρες, πληθυσμιακή πίεση και υπάρχουν και χώρες οι οποίες έχουν πρακτικά φύλακτα σύνορα και η Ελλάδα και η Ιταλία και η Ισπανία και στη συνέχεια. Επίτιδες, και όμως, όμω μόνο επίσης, μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό που λε, το να έχουμε αφύλακτα σύγχυση, μόνο επίτιδες μπορεί να γίνει. Ναι, επίση υπάρχει και το μικροπρόθεσμο όφελο τη τεμπελιά των κατοίκων, δηλαδή που για, για λεγόμενε παρακατιανές δουλειέ δεν θέλουν να ασχοληθούν οι ίδιοι. Και σε πρώτη φάση το είχαμε ζήσει αυτό σαν φαινόμενο με τι λεγόμενε Φιλιππινέζε, αν θυμάστε, 20 χρόνια πριν, 25, όσο ήταν 30. Που παίρνανε οι πειρέτριε, να πούμε, οι φιλιππινέζε. Ε, κάτι αντίστοιχο. Αλβανού, συμβαίνει... τα χωράφια και ξέρω εγώ. Ναι, ναι, σε πρώτη φάση συμβαίνει. Κοίταξε, η Αλβανία, επειδή το έθεσε, είναι μια ιδιαιτερότητα ας πούμε, και φιλετική ιδιαιτερότητα, γιατί πολλοί εξ αυτών ε, εξελληνίζονται πρακτικά. Είναι, ε, δηλαδή, έχει παρατηρηθεί ακόμη και από τη δημιουργία του νεότερου ελληνικού κράτου. Ε, και εμένα δεν θα με πειράζε τόσο πολύ αυτού του είδους οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται είτε είναι Πολωνοί είτε είναι Ρώσοι είτε είναι μέσα από το ευρύτερο έτσι ευρωπαϊκό γίγνεστα οποιασδήποτε πολιτιστικής βαθμίδο, με πειράζει και με προμάζει η μεγάλη ε, αρμήθεση πολιτισμική το πούμε, με η το μουσουλμανικό στοιχείο. Ναι. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ και δεν ξέρω πώς θα γίνει, πώ θα το διαχειριστούμε αυτό το πράγμα. Αλλά από ό,τι πολύ σωστά είπες, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Και ε, σε τελευταία ανάλυση, να δούμε τι θα κάνει και ο Πούτιν ω προ την Ευρώπη. Ναι. Βλέπεις να, να σταματάει αυτός ο πόλεμο στην Ουκρανία και τα, όλα τα παρέκδοχά του. Κοίταξε, η εμφύλοι πόλεμοι είναι σκληροί. Γιατί μιλάμε για έναν εμφύλιο πόλεμο, ας πούμε, εκεί. Είναι ενδωροσικός πόλεμος αυτός ο οποίος γίνεται. Ε, σαφές, ε, ναι, είναι πολύ σκληρή. Ε, σε πρώτη φάση φαίνεται χαμένος ο, ο Πούτιν όχι ως προ το εδαφικό που παίρνει ένα μεγάλο κομμάτι της Ουκρανίας, ως προ τη συνολική απώλεια της Ουκρανίας λόγω της επεμβάσεως των δυτικών δυνάμεων. Εμείς έχουμε, κάτω από την, αυτά που λέει σχεσί, με την διαχείριση, να πούμε την πλήση εγκεφάλου, επί της ουσίας ότι περί της δημοκρατίας, περί το έτσι, περί το αλλιώς, το τι σημαίνει η Ευρώπη για την Ουκρανία. Ε, το θέμα είναι ότι οι δυτικέ δυναμίες πάντα, Ιστορικά, δηλαδή, η Ρωσία είχε βρισκόταν κάτω από τον κλειό του. Δηλαδή, για να πάμε στον Απολέοντα και να πάμε και στον Χίτλερ, η Ρωσία ήταν περικυκλωμένη και στην ουσία και τώρα αυτό επιχειρείται. Ένα βήμα ακόμη κάνουν οι δυτικοί μέσω Ουκρανίας. Αυτό το κομμάτι τη Ουκρανίας που θα μείνει, διότι έτσι όπω πάει το πράγμα, φαίνεται ότι ένα κομμάτι τη Ουκρανία θα είναι αντιρωσικό. Αυτό το μεγάλο σκηνικό, το πολεμικό, το τοπικό βέβαια, ε, είναι μία ήττα τη Ρωσία, Έχει χάσει μετά την κατάρρευση δηλαδή, όλου αυτού του καθεστώδους, να πούμε, είχαν και κάποιες απόλυες. Το ότι κερδίζει ένα κομμάτι, ας πούμε, το οποίο είναι τη ουσία αμυγής Ρωσία, εντάξει, θα την πάρει αυτή τη ζώνη. Το θέμα με τη Ρωσία και την Κίνα και όλα αυτά είναι ότι είναι ασαφήσιμη, η εξέλιξη αυτών των πραγμάτων, το τι, τι μέλη γενέστε δηλαδή ε, κατ' εμέ είναι μια μεγάλη ηλικιότητα, ας πούμε, των, των ευρωπαϊκών χωρών αυτή η αντιπαλότητα με τη Ρωσία. Η Ρωσία θα έπρεπε να είναι ε, επί ίσης όρις με όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και να κινείται σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχει ο μεγάλος παράγοντη Κίνας, ο οποίος είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό το τι σημαίνει αυτό. Πάντα λέω και για να αποφύγω όλο αυτό το θέμα τη τρέχουσα μεταναστευτική πραγματικότητα, ότι για σκεφτείτε ρε παιδιά, να έρθουν εδώ πέρα, ωραία, εμεί είμαστε φιλόξενοι και έχουμε και μια απορροφητική ικανότητα κλπ. Αλλά αν ξαφνικά έρθουν 8 εκατομμύρια Κινέζοι, που για του Κινέζου δεν είναι τίποτε πληθυσμιακά, και σου έρθουν στην Ελλάδα, δεν θα μεταμορφωθούμε σε Κίνα, πόσο θα αντέξουμε αυτό το φαινόμενο. Υπάρχουν ορισμένα ερωτηματικά στον πλανήτη τώρα για το πού πάμε και από απόψεως έτσι και πολιτισμικής και το τι θα σαρωθεί και το τι θα μείνει. Ε, κουλτούρες οι οποίες έχουν, από την άλλη μεριά, οφείλω να αναγνωρίσω, λέω αυτά που λέω για το Ισλάμ διότι μου είναι ε, αντιπαθές προ στην δική μου θρησκευτική αντίληψη, να το πω έτσι, αλλά από την δική του αντίληψη είναι ένα θεοκρατικό κράτος, δηλαδή πιστεύουν στην υπερβατικότητα αυτοί οι άνθρωποι και όσοι πιστεύουν στην υπερβατικότητα έχουν το πάνω χέρι σε πάρα πολλά πράγματα. Όμως συμβαίνει και με τους Εβραίου, άλλωστε. Είναι, το να γεννηθείς Εβραίος και να ε, μεγαλώσεις γνωρίζοντας ως μικρό παιδάκι ότι είσαι παιδί του Θεού ε, σου δίνει δύναμη. Άσχετα με τα Αντιλαμβάνεσαι περίτιν πρόκειται και πολλοί Εβραίοι είναι αποδομητές και όλα αυτά και πολλοί είναι ελληνιστές και προσχωρούν στην ελληνική σκέψη διότι η επίδραση της ελληνικής σκέψης επάνω στο Ισραήλ και στην Ιουδαία τότε ήταν τεράστια ε, λόγω του το, το Μεγάλου Αλεξάνδρου και των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πολλοί οι Εβραίοι εκφράζονται και φιλόσοφοι ότι αν δεν υπήρχε ο ελληνικό πολιτισμό να μα εκπολιτήσει εκεί, εμεί θα ήμασταν ακόμη χωριά και καλύβε. Έτσι το, το αναφέρουν. Και είναι και πράγματα τα οποία είναι γνωστά, όπω η μετάφραση των Εβδομήκων, Φερρυππίν, τη Βίπλου, έγινε για του Εβραίου τη Αλεξάνδρεια στα ελληνικά, γιατί δεν ξέρανε Εβραίικα, δεν μιλούσαν Εβραίικα, μιλούσαν όλοι οι ελληνικά. Ε, ε... Να πούμε ότι έγινε το δεύτερο με τρίτο προχροστού αιώνα. Ε... Από το, υπό την επίβλεψη του Τολεμαίου, φιλάδελφου. Ναι. Αν στην Αλεξάνδρεια. Την Αλεξάνδρεια. Αυτά γίνανε στην Αλεξάνδρεια, ναι, η οποία ήταν από. Η ελληνική ε, μετάφραση ε, τη βίβλου. Ναι, ακριβ, και... Ακριβώ για τους Εβραίους έγινε αυτό. Ναι. Δεν ξέρετε, μιλούσαν οι Εβραίοι, εβραϊκά. Μιλούσαν ελληνικά. Όλη η υψηλή κοινωνία και οι διαγούμενοι. Οι Εβραίοι οι οποίοι ήταν, είχαν φύγει από την Ιουδαία και ήταν εκεί στην Αλεξάνδρεια, ήταν όλοι, ο φίλο ο Αλεξανδρέψ, περιπίνει, γράφανε στα ελληνικά και πάει λέγοντα. Τότε ήταν, ναι, θέλω να πω, τώρα πέφτουμε σε άλλο θέμα, αλλά πρέπει να τονιστεί αυτό, η οικουμενικότητα δηλαδή του ελληνικού πνεύματο. Υπάρχει ακόμη και υπάρχει, και υπάρχει παντού. Υπάρχει παντού στον δυτικό πολιτισμό, τέλο πάντων. Να μην πω μόνο στο δυτικό πολιτισμό, δηλαδή είναι αποδεκτή και από τους Κινέζους και από τους Ιάπωνες και από πάρα πολλούς έτσι, λαούς του πλανήτη, οι οποίοι κινούνται πάνω σε αυτέ τις γραμμές. Να πω κάτι ότι οι λήψη τις οποίε έχουμε για μεγάλα θέματα, γενικές, η γενική αίσθηση, γιατί λύσει δεν υπάρχουν στα μεγάλα θέματα, υπάρχουν γενική αίσθηση και γενικό τρόπο του σκέφτεσαι και του αντιμετωπίζει από του προσωπικού μέχρι και τον Αριστοτέλη. Παραμένουν οι ίδιε, δεν έχει εξελιχθεί περισσότερο πλέον ο ανθρώπινο εγκέφαλο ω προ τα ευρύτερα προβλήματα, πούμε, και τι ευρύτερε τοποθετήσει του έναντι των μεγάλων θεμάτων του κόσμου, τη δημιουργία του κόσμου, τη ζωή. Των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, τη φύσεως, όλα αυτά ε, έχουν αφήσει το αποτύπωμά του το έχει αφήσει η ελληνική σκέψη. Και αυτό είναι που με ενθαρρύνει εμένα. Δηλαδή, είπε προηγουμένω και πολύ σωστά ότι χάνουμε ένα εκατομμύριο ανθρώπου και πολλοί εξ αυτών είναι και οι ικανοί Έλληνε. Είναι, ο ελληνισμό είναι οικουμενικό. Συγχρόνω έχει το πλεονέκτημα ότι όσοι Έλληνε υπάρχουν, διάχυτη στον πλανήτη είναι οι η οι καλύτεροι μας είναι αυτό το στοιχείο δεν είναι το διπλωματικό μας σώμα είναι το υπαρκτό ελληνικό στοιχείο άντε να σου πω εγώ θυμάμαι ήμουν στην Αυστραλία για παρατηρήσει στο που να μπρα, το οποίο είναι 300 χιλιόμετρα μέσα από το Σίδνεϊ ας πούμε, στο βάθος, στο του το, το, τη Αυστραλία σε ένα, που έχει Η ε, ηθαγενεί μέσα σε ένα χωριό που ήταν το μεγάλο τηλεσκόπιο κοντά, με κάποιου ε, ηθαγενεί, και είχε, υπήρχε μια, ε, ε, μια ένα πάμπα, πούμε, μια μπειραρία, να το πω έτσι, την οποία είχε Έλληνα. Παντού τους βρίσκει του Ναι, Και να πω και κάτι έχουν και μια ιδιαιτερότητα, δηλαδή η οποία δεν είναι συνηφασμένη με το διάβασμα. Δηλαδή έχουν το κάτι, ας πούμε, της αντίληψης της κοινωνικής, έχουν μια ανευθυεία, έχουν μια προσαρμοστικότητα και κατά κάποιο τρόπο ψυχανεμίζονται πράγματα. Γι' αυτό από μια άποψη δηλαδή το ότι δεν φαίνεται να διαβάζουν τόσο πολύ ε, όταν τους συναντάς, τη μία θυμοσοφία ακόμη και στα κοριά και στις αντιλήψεις, δεν τους εξαπατάς εύκολα. Δηλαδή και με όλα αυτά τα μεθοδευμένα τα οποία επιχειρούνται από διάφορες όπως τι λέω εγώ που προσπαθούν να κινήσουν τα νήματα στον πλανήτη ο κόσμος καταλαβαίνει. Τώρα το πώς αντιδρά και αν αντιδρά αυτό είναι πλέον συνειφασμένο με συγκυρίες δεν μπορεί ξαφνικά να αντιδράσει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Ευρώπη πρέπει να περάσει μέσα από συμπληγάδε πέτρες για να επιβιώσει. Το μάθημα μας το έδωσαν, νομίζω, με το μνημόνιο, έτσι. Ναι, ε, ναι είναι, είναι κάποι, κάποιο πραγματισμό, ο οποίος πρέπει και πολιτικά να αντιμετωπιστεί ε, σύμφωνα με την τρέχουσα πολιτική κατάσταση. Η πολιτική δεν μπορεί να είναι. Ε, Έντινη μέτρο είναι καταναγκασμένοι να είναι διαχειριστέ μια κατάσταση υπάρχουσα. Δηλαδή, οι οραματιστέ πολιτικοί είναι συνυφασμένοι με μια ευρύτερη παιδεία, είναι συνυφασμένοι με ιδεολόγου, συνυφασμένοι με κινήματα τα οποία έχουν σχέση με διάχυση παιδεία. Γιατί πρώτα πρέπει να διεχηθεί μια συγκεκριμένη παιδεία, και αναφερόμαστε στην Ελλάδα για την ελληνικότητα και μετά να αναδειχθεί κάποιος πολιτικός. Αυτή ήταν άλλωστε και η παλιά προσπάθεια και του Καποδίστρια και του Κοραΐ, προ στην Επανάσταση. Ο, και ένας μεγάλος έτσι, προβληματισμός τότε, αν έγινε η Επανάσταση σωστά ή αν θα έπρεπε να περιμένει να δημιουργηθεί μια εντονότερη ελληνική συνείδηση στην περιοχή αυτήν της Ελλάδος κτλ, κτλ. Η αλήθεια είναι ότι όταν πέφτει μέσα σε μια... Σε, σε, σε μια πραγματιστική κατάσταση η οποία είναι αυτή που είναι ε, και δεν έχεις προλιάνει το έδαφος ώστε να σπαρεί ο και να ανθίσει αυτό που επισήμανε σε, σε, ευρύτερο, σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα είναι δύσκολο να βρεθεί οραματιστής πολιτικός ο οποίος να το κάνει πράξη και να το κάνει πράξη όχι λεκτικά και βερμπαλιστικά σηκώνοντα σημαίες και πίσω της σημαίας να μην υπάρχει εγκέφαλος, να το κάνει πράξη με προοπτική επιτυχία. Διότι το να ας πούμε αντιλήψεις και ρητορίες είναι πολύ εύκολα. Το θέμα είναι αν κληθείς να διοικήσεις τη χώρα τι θα κάνεις. Δυστυχώς ο πραγματικός είναι το που μικροπρόθεσμα ε, πρέπει να κινηθείς μέσα σε μία σκακιά με συγκεκριμένες κινήσεις. Το μακροπρόθεσμα είναι αυτό που με ανησυχεί διότι αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι διαχειρίζονται την κατάσταση θα μπορούσαν σε θέματα παιδιάς να ενισχύσουν αυτό το οποίο θα πρέπει. Ο προηγούμενος και είπα και εγώ για την εκκύπλειο σπουδές των Ελλήνων. Πούμε. Εγώ είχα κάνει προτάσεις και ε, να υπάρχει και ένα μάθημα αρχαία ελληνική συναφές με κάθε επιστήμη και στι θετικέ επιστήμε, το να έχει ένα εξάμεινο, δηλαδή, και να κάνει προσωπικρατικού ή να κάνει ξενοχόντα με τα οικονομικά στου οικονομολόγου ή να κάνει υποκράτηση στου γιατρού, ε, για να κρατήσει αυτή την επαφή και των ιδεών και τη γλώσσα, ε, είχα κάνει πάρα πολλέ τέτοιε προτάσει, οι οποίε προφανώ δεν εισακούνται και δεν εισακούστηκαν, αλλά θα μπορούσαν. Δηλαδή, ε, το θέμα τη παιδεία θα μπορούσε σιγά σιγά να δημιουργήσει βάσεις για μια καλύτερη έτσι ανάταξη, ανάταξη και ανάσταση του ελληνικού πνεύματος και του ελληνικού έθνους, αυτού που λέμε έθνος με την έννοια του συνανήκη. Όσο δεν γίνεται αυτό και ανέφερες βέβαια πραγματιστικά στοιχεία τώρα τα οποία το κάνουν, δηλαδή θα το ρίξουν τελικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία και σε διάφορα... Ομάδε αντίσταση, αυτά τα οποία λέω εγώ, τελικά οι Έλληνε δημιουργούνται, διότι όταν στα, στα σχολεία πλέον έχει ένα τόσο μεγάλο ποσοστό μεταναστών από κουλτούρε τελείω διαφορετικέ, καταλαβαίνει τι δύσκολο είναι να, να διδάξει σε μία τάξη, ακόμη και με πρωτοβουλία του δασκάλου, έτσι, α πούμε, ότι δεν το βάζει μέσα σαν πρόγραμμα, αλλά οι δάσκαλοι πάντα είχαν, του έχουμε ζήσει, και εσύ αναφέρθηκε παλιά σε δασκάλου οι οποίοι, ε, μας... μα, Μα χαράχτηκαν μέσα στο μυαλό μας, Δηλαδή, εγώ θυμάμαι του δασκάλου μου. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, όσο όταν πηγαίνω στην Αθήνα, περνάω πάντα από το σχολείο μου. Εγώ τελείωσα το πρώτο πρότυπο στην πλάκα, τον πούμε, των Αθηνών. Και μάλιστα, τώρα τελευταία του πήγα και μια σειρά από βιβλία μου για την βιβλιοθήκη του. Περνάω και κατά κάποιο τρόπο, ε, Απονέμω ας πούμε τις ευχαριστίες μου σκεπτόμενες στους δασκάλους τους οποίους είχαμε και αυτό το λέω για την Αθήνα επειδή ήταν καλό σχολείο το πρώτο πρότυπο αυτό τότε αλλά το ίδια καλή εικόνα έχω και για τα σχολεία που πέρασα το Γυμνάσιο στη Χρυσούπολη της Καβάλας και το Δημοτικό στη Χρυσούπολη της Καβάλα. θυμάμαι τους δασκάλους με τι, με τι στένος και με τι αγωνία και με τι ζήλο και του καθηγητές του Γυμνασίου μας διδάσκανε πράγματα και μας κάνανε να νιώθουμε πράγματα. Εγώ είχα πάρα πολλές καλές αναμνήσεις από τα σχολεία μου και αυτό νομίζω ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί σε ένα σύστημα το οποίο θα το βάλει σαν στόχο την παιδεία όμως. Να μην έχει δασκάλους οι οποίοι να παίνονται και να μην έχουν να φάνε να μην έχει καθηγητές στα γυμνάσια που να μην είναι οι καλύτεροι. Οι καλύτεροι θα έπρεπε να πάνε αν έχουμε μια πιθανότητα διότι το να μεταμορφωθούμε σιγά σιγά όπως σωστά είπε, σε μια χώρα υπηρέτη, διότι εκεί πάμε τώρα Η, τα δυναμικά μας στοιχεία φεύγουν και τελικά έχουμε μια βαρβαρική επιδρομή όχι μόνο των μεταναστών αλλά και τουριστών κάθε χρόνο που δεν μπορούμε να σηκώσουμε δεν μπορεί να σηκώσουν οι πολλομές της χώρας, αυτό το κύμα των τουριστών που έρχεται και που μεταμορφώνει τη χώρα σε υπηρέτρια σε υπηρέτρια δηλαδή ε, ποια είναι η προοπτική ας πούμε, των νέων ανθρώπων, να βρίσκονται περιστασιακά για κάποιους μήνες και ε, τα ξενοδόχοι, υπαλληλοι γραφείων κτλ, κτλ. για να εξυπηρετήσουν αυτό το κύμα το οποίο εμεί καλούμε σαν επανάσταση, σαν δύναμη της τη μεγαλύτερη γεωμηχανικής μας δύναμη. Δεν ξέρω πώς τα λένε. Λένε κάτι που τα άρεσε. Δηλαδή μεταμορφώνεις τη χώρα σου σε υπηρέτρια, και λες έτσι πρέπει να είμαστε γιατί αλλιώς η οικονομία μας δεν θα πάει καλά. <Ρι> ναι, <Ρι> το πρόβλημα αυτό είναι ότι έχουν ανάγκη ε, την οικονομία ε, με ένα δηλαδή τελείως ας πούμε φιλοσοφία του κεφαλαίου ε, είτε από εδώ είτε από εκεί <Ρι> την <Ρι> οικονομία σαν νούμερο ένα ζήτημα σαν νούμερο ένα πράγμα <Ρι> ότι αυτό είναι, <Ρι> το οποίο, είναι το πιο σημαντικό από όλα σε, σε, σε μια χώρα. <Ρι> Α, αυτή είναι η οποία ας πούμε τη, η ροπή του κέρδους, του υπέρμετρου κέρδους και η ποντικοδρομία η ανθρώπινη η οποία τρέχεις διότι ακούς την ανάσα του άλλου από πίσω σου χωρίς να ξέρεις που πας. Όλο αυτό το άνχος ε, οφείλεται στο ότι δεν μπορούμε να σηκώσουμε ε, τη σπονδυλική μας στήλη αντίθετα σε αυτό το ρεύμα της οικονομοκρατίας και να ζήσουμε με κάποιες αρχές πιο περιορισμένα, πιο λιτά γύρω από άξονες πιο πνευματικούς ναι, αυτό το οποίο ξέρεις, έδει... ξέρεις Χριστό. Ναι, Πέτα, Αυτό αφήνω. είναι ναι. ο αγώνας ας πούμε εκεί που έλεγε ο, ο Παΐσιος που έλεγε το πρόβλημά μας είναι να φύγει το ρο, το από άγριος να γίνει άγιος ναι, διότι περί ωραία, αυτού πρόβλημα πρόκειται. πρόκειται περί μιας, μιας σύγχρονης, αυτό που είπες εσύ μεταμοντερνισμό μια σύγχρονης βαρβαρόλητος χωμοεκονόμικους κρετίνους, το οποίο κινείται για το κέρδος και χάρην του κέρδους και για το κέρδος και από πνευματική αντίληψη ε, δεν υπάρχει τίποτε. Και αυτό συμπαρασεί πάρα πολύ κόσμο και αλλοιώνει συνειδήσεις. Αυτό είναι ο αγώνα τον οποίο εμείς ως, ως Έλληνες θα πρέπει να δώσουμε. Δηλαδή το εύζυν να μην είναι συνδυασμένο απόλυτα με το υπέρμετρο οικονομικό κέρδο. Να ζεις αξιοπρεπώ, αλλά όχι να έχει αυτήν την ποντικοδρομία. Ε, το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμο ακολουθεί τι τάσει τι οποίε δημιουργούνται από όλα αυτά που λέμε. Ε, το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να υπάρξουν εμπνευστέ. Δηλαδή, αναφέρεται σε δασκάλου. Εσύ ο ίδιο έχει υπάρξει δάσκαλο για μένα. Για παράδειγμα, πέρα από την φιλία μα πάρα πολλά χρόνια. Ε, και σαν μεγαλύτερος βέβαια. Ε, δηλαδή, ε, διδασκόμαστε μέσα από τις φιλίες μας, μέσα από την ε, παρακολούθηση της παιδείας, παιδεία. μέσα από την έμπνευση, μέσα από την τέχνη κλπ. Εμείς δεν το έχουμε αυτό το πράγμα πλέον, Χριστός, στην Ελλάδα. Ο δηλαδή, ο κοίταξε, δηλαδή, εστιασμένος ο πολλής κόσμος στην καθημερινή πραγματικότητα και θέλω λίγο μετά να θίξουμε το ζήτημα της Φύση της πραγματικότητας φιλοσοφικά, εστιασμένος στην καθημερινή πραγματικότητα, προάγει την τραγωδία μας την ουσία. Δηλαδή ότι είμαστε μικροί άνθρωποι μέσα σε μικροπρεπής καταστάσεις που δεν ξέρουμε πολλά, δεν περιμένουμε πολλά. Βλέπεις η ίδια η φύση του, ανθρώπου του Έλληνα, η ίδια η φύση του ανθρώπου είναι τέτοια που το βλέπεις και με τον εαυτό σου και εγώ το έχω δει με εμένα, με τους άλλους ανθρώπους Ότι θέλουμε, ένα να το πω έτσι λίγο ποιητικά αν μου επιτρέπετε ένα, ένα βολικό μαξιλάρι να κοιμόμαστε καλά Ένα, ένα ζευγάρι παπούτσια Ένα καλό φαγητό να φάμε, ένα χαμόγελο Ένα χέρι να, να μας ενθαρρύνει Ένα νέρωτα ένα, Δηλαδή πράγματα τα οποία επιτρέ, Επέτρεψε μου να πω ότι όλα τους είναι ορμέμφητα ε, χρειαζόμαστε όμως κάποιον ε, δεν το έχουμε σορμήνθητο δυστυχώς έχω καταλάβει εγώ στη ζωή μου χρειαζόμαστε κάποιους κάποιον να μας διδάξει τις μεγάλες αξίες τις μεγάλες ουσίες τις μεγάλες σημαντικότητες δηλαδή να το πω πιο σωστά χρειαζόμαστε ας πούμε έναν ε, Μπόρχες όπως έχουν στην Αργεντινή χρειαζόμαστε έναν Δόκτορ Σάμουελ Τζόνσον έναν Σερ Σκοτ έναν ε, έναν, δηλαδή μεγάλους πνευματικούς άνθρωποι, έναν μεγάλους ανθρώπους και φιλόσοφους και λογοτέχνες και ανθρώπου, ανθρώπους, ποιητές γιατί όχι και λοιπά, οι οποίοι να μπορούν να, να, να μας διδάξουν για τα μεγάλα πράγματα του κόσμου, για, για, τα, για, το, για το πνεύμα, για την πνευματικότητα, διότι βλέπουμε αυτή την αντιπαράθεση τόσο ξεκάθαρα όσο ποτέ την αντιπαράθεση μεταξύ πραγματικότητας, ας το πούμε έτσι, και πνευματικότητας, που είναι δύο διαφορετικές καταστάσεις. Εσύ ο ίδιος ε, έχεις γράψει ένα βιβλίο που εκτιμώ, το «Αλλού και κάπως», το οποίο από τον τίτλο του «Και μόνο» και το, θυμάμαι είχες βάλει και εξώφυλο, θυμάμαι σωστά τον Κορτομαλτέζε από τον Χιούγκο mm -hmm. Πραντ, πε, mm -hmm. περνούσε σε αυτό το μήνυμα, ότι οφείλουμε πέρα από όλα τα άλλα να είμαστε αλλού και εξωφυλο θυμαμαι σωστα τον κορτομαλτεζε απο τον χιουγκο πραντ περνουσε σε αυτο το μηνυμα οτι οφειλουμε περα απο ολα τα αλλα να ειμαστε αλλου και κάπω. Να, να, να, κάνουμε, να έχουμε αυτή την υπερβατικότητα την οποία όμως το ξαναλέω για να την έχουμε πρέπει κάποιος να μας την εμπνεύσει ένας δάσκαλος εντός ή εκτός εισαγωγικών και δεν έχουμε τέτοιους ναι. είχαμε στο παρελθόν ναι. δεν έχουμε ναι, τέτοιους ναι. πλέον και ε, αν έχουμε ναι. είναι ελάχιστοι αναφέρθηκε για παράδειγμα πόσο πολύ αφυπνιστικός ήταν πούμε, στο λόγο του για παράδειγμα ο Ρένος ο δηλαδή εσύ ο ο Σικελιανός στην εποχή του, ο Σολωμός, ο... ακόμη ο Παπαδιαμάντης, ο Κόντογλου. Είχαμε, yeah, είχαμε πάντα πιστεύω, κάποιους yeah, λίγους. Yeah. Δεν τους έχουμε. Αναφέρθηκε, αναφέρθηκε και στον, παπα, στον στο Γεύση και έχουμε για εμείς, έχουμε Παπαδιαμάντη. Δεν είναι ότι δεν έχουμε. Το θέμα ιστορικά. Το θέμα είναι, πιστεύω εγώ δηλαδή, ότι το να περιμένουμε ένα στην πνευματικού μεσία για να το κάνει αυτό... Αυτό δεν θα υπάρξει ποτέ. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πυρήνες τέτοιοι, αυτούς που λες εσύ και σύμφωνα, ανάλογα με τον ελληνικές τους, μικρό ή μεγάλο, αυτοί, αυτοί οι άνθρωποι το εκπέμπουν. Δημιουργούν χώρους γύρω τους και σε κάποια στιγμή ευελπιστώ ότι αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει μια κρίσιμη μάζα. Δηλαδή αυτό το οποίο εσύ που το ζητάς να γίνει κατά κάποιο τρόπο αφιψηλού, από έναν δάσκαλο πέραν του ότι εγώ πλέον. Καμιά ε, φορά δεν ναι, εννοούσα να έχουμε μια τέτοια πνευματική βάση ναι. Συν, ναι. στην οποία αν θέλει να συνδεθεί να μπορεί να εμπνευστεί, να κάνει την υπέρβαση, κάτι καταλαβαίνετε. Ναι. Να δεν είσαι εστιασμένο συνέχεια στο κυνήγι της, ε, των λογαριασμών και τη οικονομία στην καθημερινή πραγματικότητα. Ναι. Να Αυτό... αναπτύξει μια πνευματικότητα. Εσύ που μα ακού. Αυτό που θα γίνει. Κατ' εμέ μπορεί να γίνει μόνο μέσα από σαμισδά, πούμε από αυτοδιαχείριση αυτών των πυρήνων. Δεν βλέπω εγώ δυνατότητα, γιατί δεν είναι να υπάρξει ένας άνθρωπος τέτοιος ή κάποιοι πολλοί. Είναι να του δοθεί κάποιο βήμα και το βήμα, όπως ξέρεις, είναι μεθοδευμένο εδώ. Το ποια είναι τα βήματα, ποια δημοσιότητα μπορεί να πάρει, δεν, δεν μπορεί εύκολα. Ε, δεν σου δίνεται το βήμα για να κάνεις τέτοια πράγματα. Μόνο πρέπει να σπρώξεις όσο μπορεί σε έναν χώρο στον περίγκυρό σου. Και το διαδίκτυο που λες είναι και αυτό μια βάση ουσιαστική. Διότι υπάρχουν άνθρωποι, εσύ το ξέρεις πολύ καλά, που έχεις ας πούμε παρουσία στο διαδίκτυο και έχεις ακολούθεις. Δηλαδή σε παρακολουθούν. Είναι και άλλοι άνθρωποι που το κάνουν αυτό. Ε, δεν βλέπω εγώ άλλο, άλλο τρόπο και μάλιστα... Θα έλεγα ότι ε, θέλει και μια σεμνότητα, δηλαδή ε, καμιά φορά με, με βλέπουν στον δρόμο και μου λένε δάσκαλοι και του λέω ακούστε δάσκαλο δεν υπάρχει στον πλανήτη. Μαθητές υπάρχουν μόνο. Όλοι είμαστε μαθητές. Την μαθητεία, ας πούμε καταθέτουμε ο καθένας στο βάθος και στο πλάτος και στο εύρος την οποία έχει. Ε, δεν βλέπω άλλο τρόπο εγώ εκτός από την πολλαπλότητα ε, τέτοιων ανθρώπων οι οποίοι δημιουργούν ένα κύκλο γύρω τους και οι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται, εγώ πιστεύω, έχω αυτή τη φιλοσοφία για τα βιβλία μου, τα οποία δεν τα προβάλλω, παρόλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι που τα ζητούν. Δηλαδή, είναι άνθρωποι που θα ψάξουν να σε βρουν. Το πιστεύω αυτό. Δηλαδή, υπάρχει και θα ψάξουν να σε βρουν. Αυτού πρέπει να του αγκαλιάσει, να του δώσει αυτό το οποίο επιζητούν, και αυτό είναι το βελληνικέ. Δεν μπορεί να ελπίζει σε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Μπορεί μόνο να τονώσει και να προβάλλει την αναγκαιότητα της παρουσίας αυτών των πυρήνων. Και πιστεύω ότι οι γενναίοι άνθρωποι ασχολούνται, δηλαδή και πρακτικά και ασχολούνται και αναζητούν και κατευθύνονται στη σωστή γραμμή και ευκαιρίας δοθήσει θα υπάρξουνε αυτή η κρίσιμη μάζα η οποία κάποια στιγμή θα φέρει τη χώρα σε μια ανάταση. Το μεταναστευτικό με ανησυχεί πάρα πολύ. Αυτό οφείλω να το πω γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ μία λύση γι' αυτό, έτσι όπως εξελίσσεται. Συνταξιδιώτες μου, είμαστε σε μία ελεύθερη συζήτηση με έναν μεγάλο μαθητή, όπως δηλώνει ο ίδιος. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης πάντα στις συχνότητες του Αλμπίντο 14 όπως τις εκπέμπουμε από το υπερπέραν σε μια περιστροφή ρεβολουσιών γύρω από τη Γη με το μυστικό καμουφλαρισμένο σκάφος μας ενάντια στις σκοτεινές δυνάμεις κατοχής της Γης. Επιστρέφουμε αμέσως για να καταδοθούμε περισσότερο στη σκέψη του Χριστουγούδη του αγαπητού φίλου και καθηγητή flesh and I am bone. Rise up ting ting like glitter and gold. I got fire in my soul. Rise up ting ting like glitter yeah. like glitter and gold What you're asking for, and everybody in the front room's tripping out. You left your bottle at the door. Cause everybody in the back room's spinning out. You don't remember what you're asking for, and everybody in the front room's tripping out. You left your bottle at the door. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και σήμερα τη νύχτα, όπως κάθε τρίτη στις 8, εκπέμπουμε τις συχνότητές μας εκεί κάτω που αναμεταδίδονται από το Ιντερνετ Radio Αλπίντο 14. Έχοντας εστιαστεί ε, στον Χρήστο Γκούδη, τον καθηγητή και αξιότιμο φίλο, συνεχίζουμε την ελεύθερη συζήτησή μας και, ε, Χρήστο, θέλω... Ε, να εστιαστώ σε αυτό το σημείο, γιατί αυτό που κάνουμε στην ουσία είναι που, ότι προσπαθούμε να καταλάβουμε, να αναλύσουμε την πραγματικότητα. Και ήδη έβαλα ε, μέσα στο πλαίσιο της υπερβατικότητας για την οποία κάλεσες αυτά τα δύο σχήματα, την πραγματικότητα και την πνευματικότητα. Θέλω εδώ να ε, πω μια σκέψη μου που προσπαθώ να το περάσω ας πούμε, στους φίλους που με παρακολουθούν ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η πραγματικότητα, το πραγματικό και η αλήθεια. Το πραγματικό έχει να κάνει με τις πράξεις μας. Το λέει η λέξη, δηλαδή είναι, το, το πράγμα είναι το προϊόν των πράξεών μας. Η πραγματικότητα είναι το δίκτυο της κατάστασης τη τωρινής αυτή τη στιγμή το δίκτυο των προϊόντων των πραξεών μας. Είναι κάτι που αφορά αποκλειστικά στην πρακτικότητα, ας το πούμε έτσι. Η αλήθεια μπορεί δηλαδή κάτι να είναι πραγματικό, αλλά να μην είναι αληθινό. Και κάτι να είναι αληθινό και να μην είναι πραγματικό. Η αλήθεια έχει να κάνει αποκλειστικά με το πνεύμα μας. Το να, ε, ε, είναι δηλαδή μια εμπειρία, α το πούμε έτσι, μια, η, ανα, η αναζήτηση της αλήθειας, όπως την πρότειναν όλοι οι σοφοί άνθρωποι του κόσμου και οι αρχαίοι Έλληνε σοφοί αλλά και οι Άγιοι μας και οι μεγάλοι ποιητέ, οι μεγάλοι καλλιτέχνε, οι μεγάλοι φιλόσοφοι οι μεγάλοι λογοτέχνες, οι μεγάλοι διανοούμενοι και οι επιστήμονες η αλήθεια έχει να κάνει με το πνεύμα μας και έχω την τάση εγώ να, να αναφέρομαι περισσότερο στο αληθινό το πραγματικό, επειδή είναι εφήμερο, επειδή έχει να κάνει με το τώρα, έχει να κάνει, α το πούμε έτσι, χαρακτηριωτώντα με την επικαιρότητα. Το πώ είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, είναι πολύ ρευστό. Και το να εστιάζεται κανεί σε μια αέναη πραγματιστική ρευστότητα, μου φαίνεται λίγο μάταιο απέναντι στην αλήθεια, στο αληθινό, στην ουσία των πραγμάτων, στο πνεύμα μα. Και έτσι, αυτό που πάντα το μα χαρακτήριζε και εμένα και σένα και άλλου ανθρώπου. Φίλους μας ή άλλους σαν και στον χώρο και στον χρόνο, είναι ακριβώς αυτή η διερεύνηση για την φύση της πραγματικότητας ή αν θέλεις για τη φύση της αλήθειας, που είναι ε, παντρεμένη τελείως με τη συνειδητότητα, με τη συνείδησή μας. Και α, αναφερόμαστε για παράδειγμα πολλές φορές με αυτή τη λέξη που έχει γίνει λίγο ε, δημοφιλή στα τελευταία χρόνια, στην αφύπνιση. Αφύπνιση πιανού πράγματος, ότι βρισκόμαστε κοιμισμένοι μέσα στην πραγματικότητα, στην καθημερινή πραγματικότητα. Έχω βγάλει και ένα βιβλίο κάποια στιγμή, το Εγχειρίδιο Απόδρασης από την Καθημερινή Πραγματικότητα. Ε, πάντοτε ένιωθα λίγο escape που λέμε, είμαι με, το, με τον αποδρατισμό. Αλλά εστιαζόμενοι συνεχώς στις, στις πραγματικές καταστάσεις που μα απασχολούν, ε, Κοιμόμαστε με, ναρκωνόμαστε, υπνοτιζόμαστε. Σαν να βλέπουμε ένα ρολογάκι που πηγαίνει δεξιά-αριστερά, είναι πάντα το ίδιο, τα ίδια και τα ίδια. Α κοιμηθούμε. Ε, είναι κανονικό υπνοτισμό. Και ε, η αφύπνιση για την οποία μπορούμε να μιλήσουμε έχει να κάνει ακριβώ αυτό. Στο ξύπνημα από αυτόν τον ύπνο, σε μια αναζήτηση τη αλήθεια, σε μια πνευματικότητα. Στον κόσμο του πνεύματο, που αυτό είναι που μετράει. Και μιλώντας ακόμα και για, μιλούσαμε τόση ώρα για την Ελλάδα και για τον ελληνισμό και για το ελληνικό, και αναφερόμαστε στο ελληνικό πνεύμα, που ακριβώς δεν μιλάμε για την ελληνική πραγματικότητα, η οποία είναι οι πολυκατοικίε, τα αυτοκίνητα, η τηλεόραση και ξέρω εγώ τα celebrities και ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά αναφερόμαστε στο ελληνικό πνεύμα για αυτόν τον λόγο. Και έτσι εσύ είσαι ένας τέτοιο πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος... Παράγει συνεχώς λόγο, παράγει συνεχώς βιβλία, παράγει πίεση, παράγει επιστήμη, διδασκαλία. Είσαι ο καταλληλότερο για να σχολιάσει αυτά που λέω το Θα ήθελα επισημάνω κιόλας αυτό, αυτό το οποίο είπε ω προ την αλήθεια. Η αλήθεια έχει άμεση σχέση με τι αντιλήψει της αρχαία ελληνικής, ελληνικής γραμματίας, της πλατωνικής γραμματεία, διότι σημαίνει αλήθεια, σημαίνει, σημαίνει η μη λήθη, η λήθη, το να μην ξεχάσεις το αυτό το οποίο προ, προ, προϋπάρχει το ως γνώση. Αυτές οι θεωρίες πρότωνος, του Πλάτωνος, ότι αυτά τα, τα οποία γνωρίζουμε τα γνωρίζουμε σε βάθος, και αντιλαμβανόμαστε Πράγματα τα οποία είναι εγχαραγμένα μέσα, μέσα, μέσα μας από κάπου, από, κάπου, από ένα υπερβατικό, υπερβατικό όνομα, από μια υπερβατική, υπερβατική παρουσία γύρω μας. Γενιόμαστε δηλαδή με, με κάτι, κάτι προβίω... το οποίο ε, είναι αληθέ. Δεν, δεν, ε, δεν πρέπει να υποστεί, δεν πρέπει να γίνουμε λοτοφάγη, να, λοτοφάγη, να ξεχάσουμε πράγματα τα οποία, τα οποία υπάρχουν, υπάρχουν μέσα μας. Και ότι στην ουσία η γνώση είναι η προβολή πραγμάτων που ε, προϋπάρχουν, γινόμαστε, δηλαδή είναι αυτό που λέμε να γίνεις αυτό, αυτό που είσαι. Που είσαι. Α, είσαι ανάμνησης ε, πλατωνικά, ανάμνησης. Ναι, και ε, αυτή είναι σου η έννοια δηλαδή της η έννοια τη αληθίας ταυτίζεται επί του σωσίας από την, την αρχαιοελληνική αντίληψη με την αίσθηση αληθή. του Ιερού σου λέει ότι εσύ γεννήθηκες και η γνώση προϋπάρχει μέσα σου. Οι υποδομές για να, την, να, να αφυπνιστείς, αυτό που είπες σαν αφύπνιση είναι ότι την έχεις, μη την ξεχάσεις και με αυτή την έννοια σου ε, Προσπάθησε δηλαδή να γίνεις ο εαυτός σου και να αξιοποιήσεις αυτό το οποίο έχεις μέσα σου Και υπάρχουν και τα κλασικά παραδείγματα ιδίως του περιψηφής αναφέρονται ε, κλασικά και στον Πλάτωνα και στην πολιτεία ότι δεν μπορείς α πούμε δηλαδή ε, ε, έχεις αίσθηση ορισμένων πραγμάτων ε, αξιωματική κατά κάποιο τρόπο δηλαδή προσλαμβάνεις πράγματα το μικρό το μεγάλο το σημαντικό το ασήμαντο διότι προϋπάρχει μέσα σου κάτι το οποίο μετέπειτα το, το διέδωσε και ο Κάντ και τα, λοιπά, τα οποία είναι επανάληψη της αρχαιολητικής αντίληψης <συσίλια> αυτών των πραγμάτων. Αυτή είναι, λοιπόν, η αλήθεια. <συσίλια> σε αναγάγει σε κάτι <συσίλια> το υπερβατικό, αυτό που είπαμε. Σε κάτι το Transcendental. Κάτι που προϋπάρχει και που, όπως <συσίλια> πολύ σωστά, είπες ότι ε, δεν μπορείς, εγκλωβίζει η τετριμμένη πραγματικότητα και δεν μπορείς <συσίλια> να το δεις εάν κάτι <συσίλια> δεν σε κάνει να αφυπνιστεί. Αυτό, αυτό είναι πολύ σημαντικό, πόσο πόσο δηλαδή, Επίση, είπε και σε ένα σχόλιο σου για τι δυνάμει του σκότου στον πλανήτη τούτο και μου θύμισε στον, τον Απόστολο Παύλο, ο οποίο λέει ότι η μάχη γίνεται ενάντια των κοσμοκρατών του σκότου του κόσμου τούτου. Το οποίο είναι γεγονό και αλήθεια αυτό το πράγμα. Ε, εντάξει. Υπηρεσέρχομεθα βέβαια μετά σε όλα αυτά τα, τα μεγάλα και κατά κάποιο τρόπο αόριστα θέματα όπου ο καθένα. Έχει μια διέστηση, μια αντίληψη, μια επαφή, αν θέλετε. Δηλαδή, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι επαφικοί. επαφικοί. Να σου πω από την προσωπική μου εμπειρία, δηλαδή, δηλαδή που είχα μια φιλία, φιλία με τον Βαγγέλη, Βαγγέλη του Παπαδανασίου. Ο Παπαδανασίου, ο Βαγγελή, έγραφε δηλαδή τη μουσική και του διότι του, και του, και του και ερχόταν. Του ερχόταν, ήταν επαφικό. Δηλαδή, κάπου του ερχόταν αυτό το πράγμα. Και ο ίδιο έχει μιλήσει γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι, δεν ναι. έλεγε πολλά, αλλά στις ιδιωτικέ συζητήσει και εγώ, όταν το γνώρισα, μιλούσα και μόνο για τέτοια πράγματα. Ναι, και εντάξει, ήταν και σεμινό άνθρωπο και πολύ έτσι ελληνολάτρε και όλα αυτά. Αλλά εντάξει, απλά θυμήθηκα την έννοια του εποφυκού, διότι πέφτουμε, α πούμε, σε έναν χώρο ο οποίο είναι ε, κατά κάποιο τρόπο δεν μπορεί να τον προσδιορίσει εύκολα και μάλιστα από απόψεω στιγνής και στενής επιστημονικής θεάς είναι και απορριπταίως όπω ξέρει. Δηλαδή είναι όταν λέμε επιστήμη, ξέρεις, η επιστήμη εμπεριέχει α πούμε και αρτηρίως μέσα της έτσι μέχρι να ανατραπεί μια υπάρχους, ένα κατεστημένη γνώση και διαχείριση των πραγμάτων ε, πολλές φορές ε, δημιουργείται έτσι ένα, ένα Πλέγμα αντίδραση μέσα στην επιστήμη για πράγματα τα οποία συμβαίνουν και δεν τα δέχεται. Και βέβαια, πολλέ φορέ παίζουμε και με τι λέξει και με του όρου, διότι επιστήμη είναι μια πολύ ευρεία έννοια. Δεν είναι κάποια συγκεκριμένη υπόσταση η οποία προσδιορίζει την επιστήμη. Είναι επιστήμονε και επιστήμονε, άνθρωποι και άνθρωποι. Και μάλιστα σε ένα προσπάθεια που κάνουμε τώρα, α πούμε, με συγκεκριμένου συναδέλφου και ε, ανθρώπου, όπω είπε. Τη διανόησεις του πνεύματος και βγάζουμε ένα τόμο το γρανικό ο οποίο θα βγει ο δεύτερο τόμο τώρα. Έχω βάλει και το κοιτάξω μπροστά, ότι. Υπάρχει η δηλαδή είναι... η, ε, η ετοιμασία του δεύτερου τόμου του γρανικού. Ναι, η επιστήμη δεν έχει πατρίδα, αλλά οι επιστήμονε έχουν. Και έτσι είναι πάντα, α πούμε. Προδιορίζονται πολλά πράγματα και μέσα από τι αντιλήψει και τι ρίζε, α πούμε, των επιστήμων Και δεν είναι τυχαίο ότι. Μεγάλοι, κορυφαίοι επιστήμονε, οι οποίοι είναι όλοι εμποτισμένοι άμεσα ή έμεσα από την οικουμενικότητα του ελληνικού πνεύματος ε, πορεύονται πάνω σε αυτές τις γραμμές, τις λεγόμενες μεταφυσικές γιατί φτάνουμε σε αντιέξοδα στην επιστήμη. Και δεν ομιλώ για την τεχνολογία και την εφαρμογή, αυτό είναι μια άλλη κατάσταση. Επί ε, να πω ότι Πολλές φορές είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν στον πλανήτη μας, τα οποία σε προβληματίζουν, δίνουμε ερμηνείες, αλλά μπορεί να είναι οι ερμηνείε τοπικής κύσης. Δηλαδή, πόλεμοι, Τι είναι ο πόλεμος, τα οικονομικά αίτια, τα θρησκευτικά αίτια, το δημογραφικό. Και αποφεύγουμε να δούμε ότι ο πόλεμος μπορεί να συμβαίνει και σε άλλες καταστάσεις ένδειες, στα μυρμήγια θερυπή. <στονίκια> Μήπω εξυπηρετεί κάτι άλλο, Μήπω δεν αντιλαμβανόμαστε <συσίλια> ακριβώς ένα παιχνίδι <συσίλια> το οποίο πέζεται και κάποιος άλλος κινεί τα πιόνια. <συσίλια> πιστεύει <συσίλια> <πιστεύω> ότι υπάρχουν, <συσίλια> Χρήστο, ανώτερες δυνάμεις. Ε, ας τι ονομάσουμε από τη δική μας, ας πούμε, ανθρώπινη οπτική, σκοτεινέ, ή φωτεινές, θετικές ή αρνητικές, καλές ή μπορεί να πει ο καθένας ότι θέλει, οι οποίες, κατά κάποιο τρόπο το λέω στοιχιώνουν κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή, γίνονται οι άνθρωποι ξενιστές της επιρροής αυτών των δυνάμεων ώστε να λειτουργήσουν στο πεδίο μας μέσω των ανθρώπων, προκαλώντας ε, ε, ε, όλων των ειδών της καταστάσης. Ε, από απόψεως αυστηρά επιστημονικής, ε, θα ε, μπορούσε ε, κανεί να πει ότι δεν υπάρχουν τεκμήρια. Ε, από την άλλη... Ε, ε, εξαρτάται ε, ε, από ποιο εμίσης... επιστήμονα μιλά σου. Θυμίζω για παράδειγμα τον Σερ Χόιλ και... <σοκλή> ένα σωρό βιβλία που έχει γράψει αλλά με διστορύματα ε, Συγγνώμη ο, για ποιον Φρέντ Χόιλ Σου θυμίζω ε, τα νε. καταπλητικά ε, που έχει γράψει ε, με το μαύρο σύννεφο και αυτά Ναι ε, αυτό ο, ο υποτε... νε, το... Νε, το αποδίδεται ως λογοτεχνία αλλά ήταν η σκέψη του αυτά επιστημονική φαντασία αλλά είναι το ίδιο πράγμα και με το Σολάρις του του Στάνισλαβ Λέμ και της ταινίας του Ταρκόφσκι μετά, ναι. Του Ταρκόφσκι, είναι ένα ναι, το Σοβάρης, το οποίο ήταν βέβαια με α πούμε, σύλληψη δηλαδή, ο, ο ένας, ένας πλανήτης εγκέφαλο, να το πούμε έτσι. Mm -hmm. Το Black Cloud ήταν ένα είδος σύννεφου το οποίο ερχόταν και το οποίο είχε νόηση μέσα του. Μια διαστρική ε, νοημοσύνη, ας πούμε, ναι. Ναι, όλα αυτά. Ε, Πέραν <στονίτρα> αυτού, εντάξει, υπάρχουν και καταστάσει για να απαντήσω σε αυτό ακριβώ το οποίο έθεσε ω προ τον ξενιστή. Δηλαδή, υπάρχουν <στονίτρα> αυτέ οι γνωστέ καταστάσει ε, ε, που κάπου δεν ξέρω, περιγράφονται πάρα πολύ ωραία στο Μέτρη και η Μαργαρίτα, τον Μπουγκάκοφ, όπου υπάρχει το possession αυτό, ας πούμε, ε, από δυνάμει. <στονίτρα> δηλαδή, εκεί <στονίτρα> περίπου το περιγράφει υπομορφή. Κάπως βγάζει και γέλιο δηλαδή οι διάφορες καταστάσεις που έχει, αλλά επί της ουσίας ε, αναφέρει την κάθορο του διαβόλου στη γη. Κατεβαίνει ο διάβολος με μια ομάδα και δημιουργεί καταστάσεις οι οποίες είναι απερίγρατες, δηλαδή γίνονται οι άνθρωποι ξενιστές. Αυτό το οποίο είπε, ιδεών και αντιλήψεων και πράξεων τα οποία τα υποβάλλει αυτό. Και είναι πάρα, πάρα πολύ, πολύ σημαντικό, σημαντικό, σημαντικό αυτό το έργο του Μπουγκάκοφ ε, γιατί, γιατί έχει πάρα πολλές υφές μέσα, μέσα ας πούμε. Ε, ε, ε... Αλλά ακόμα και επιστημονικά Χρήστο ε, έχουμε το σύμπαν από πάνω μας, δεν έχουμε ταβάνι. Η γη περνάει μέσα από όλων των ειδών της ε, ε, καταστάσει καταστάσεις καθώς ταξιδεύει. Ε, δεν έχουμε ξεκαθαρίσει την επιρροή για παράδειγμα των κοσμικών ακτινοβολιών σε, σε τι επίπεδο. Πώ μπορούμε. Ναι, ε... α, α, και α, α, ακόμα, ακόμα είναι... και, και, την, και τον καθορισμό ακριβώς της ζωή ή τη νοημοσύνης Ότι πώς θα μπορούσε να υπάρχει, ας πούμε, για παράδειγμα, μια ανόργανη ζωή, μια ανόργανη νοημοσύνη, την οποία ε, ε, ε, μπορεί να επισκεφτεί την πηγή τη, τη, τη εδώ, την οποία δεν την αντιλαμβανόμασταν πούμε. Και άλλα τέτοια yeah. δηλαδή δεν είναι απλά μια οικοτολογία όπως θα το έλεγες, αλλά yeah, υπάρχουν yeah. επιστημονικές προεκτάσεις για αυτά τα πράγματα αν κάποιο τις ε, ακολουθήσει, yeah. αν τις διερευνήσει Κάπου το είχε γράψει εγώ και επί και η COVID η αυτό το πράγμα. Όταν υπήρχε αυτό, αυτό το, το, το οποίο λέγανε ότι είναι, είναι αναγκέφαλο κτλ. οι επιδημίε. Πιθανώ να μην είναι έτσι τα πράγματα. Και ο και Φατζίν, τον οποίο αναφέρε, το α πούμε, ο Φεντερίκο φατζίν, φατζίν, αυτά ακριβώ λέει και τα λέει πολύ μετά από εμά αυτό. Απλώ η βαρύτητα την οποία έχει το όνομά του είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δική μα. Έτσι, γιατί είναι πρωτοπόρο υπολογιστέ και άνθρωποι οι οποίοι είναι τόσο ρηξικέλευτοι στην επιστήμη έχουν κάνει, κάνει τέτοιου, τέτοιου είδους άλματα, άλματα ε, πνευματικά ναι, και πραγματιστικά, ε, η γνώμη του βεβαίω απλώ ενισχύει η δική μας πρέπει ότι, πρέπει ότι πρέπει δεν είμαστε παράλλογοι να λέμε αυτά τα πράγματα. Είναι, είναι μια οικοτολογία η οποία έχει, η οποία έχει την αποδοχή της από πάρα πολλοί κόσμο, άσχετα εάν η κατεστημένη επιστήμη δυσκολεύεται ή είναι λίγο... Πώ να, να το πούμε, χολερική απέναντι σε αυτέ τι καταστάσει. Αλλά επειδή έχω ζήσει περιπτώσει όπου κρύβονται πράγματα κάτω από το χαλί, α πούμε, από την παιδί επιστήμη, παιδί δεν. Παιδί. Ναι. Δεν με εντυπωσιάζει αυτό Εγώ σου είπα ότι η επιστήμη είναι μια ευρεία έννοια. Δεν είναι, πως είναι δε κάτι το οποίο είναι, είναι ένα κλειστό πακέτο που λέγεται επιστήμη, ένα κλειστό σπίτι και η μπαίνηση δεν η Είναι ασαφήντα ο Ιάννης. Βέβαια υπάρχει Χρήστο και ο επιστημονισμός, το «scientism» που είναι ας το πω έτσι χαριτολογώντας η θρησκεία της επιστήμης που είναι άλλο πράγμα από την επιστήμη όπως αναφέρεσαι τόση ώρα. Ναι. Όσο σαν, σαν ιδεολογία πλέον, δύσμα. δηλαδή. Ένα σεισμό, όπω λέμε, μαρξισμό, και κλπ. Ο επιστημονισμό, ο, ο, ο, ο οποίο είναι το πρόβλημα στο να τον διαχωρίσουμε από την επιστήμη καθ αυτή καθ' αυτήν. Είναι η επιφάνεια, α πούμε. Ε, να πω πάνω κάτι ουδικά επί τη ουσία του ερωτήματό σου. Αισθούσιο γιατί αυτό ήταν που έθεσε, ότι αν υπάρχουν δυνάμει οι οποίε είναι νοήμονε και οι οποίε υπάρχουν έξω <εξώ> από την αντιληψή μας, ε, ενδεχομένως ε, ναι. Δηλαδή <ειδεχεσαι> κοίταξε, δεν <ειδεχεσαι> έχουμε ακόμη αντιληφθεί ενώ <κλώδε> το λέμε έτσι στην <ειδεχεσαι> επιφάνεια την βερμαλιστική για το ότι η Γη είναι αυτού ένας μικρός έτσι, αυτούς, έτσι, κόκος σκόνης, αυτούς, αυτούς, από απόψε ο ε, δεν μπορεί ε, να το, το συνειδητοποιήσει κανεί εύκολα, εύκολα, εύκολα όταν μιλάμε για μεγάλου αριθμού. Δηλαδή, όταν, όταν λέμε ό, ότι το ηλιακό μα σύστημα ο ]ς ο ]ς ]ς που έχει του πλανήτε, του οποίου έχει ο ήλιο βασικά, είναι ένα από τα δισεκατομμύρια άστρα που έχει ο γαλαξία μα και ότι οι γαλαξίε είναι περίπου ένα τρισεκατομμύριο, αυτούς που μετράμε στατιστικά, έτσι. Δεν ξέρουμε για κανένα όριο του σύμπαντο, να λέμε για το σύμπαν κτλ είναι ασαφές αυτό το οποίο λέμε, διότι το σύμπαν ιστορικά διαστερεται, όχι μόνο φυσικά όπως το λέμε τώρα πιο απομακρύνονται τα σμήνη των γαλαξιών και η πέστη, μια μεγάλη έκρηξη το Big Bang και όλα αυτά. Μιλάω για την ιστορική διαστολή του σύμπαντος διότι το σύμπαν ως <συμβάνω> κόσμος και ω γη να πούμε που δημιουργήθηκαν τα πάντα <συμβάνω> για να κοσμίσουν τη γη το σύμπαν ω ηλιακό σύστημα μετά από κάποια χρόνια με τους πλανήτε να περιφέρονται μετά το, το σύμπαν ως πολλαπλοί αστέρες, πολλαπλοί ήλιοι που βρίσκονται μέσα σε ένα δίσκο που λέγεται γαλαξία και μετά το σύμπαν των τρισεκατομμυρίων γαλαξιών. Αυτό χάνεται, το λέμε αλλά δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Το μέγεθο το αριθμητικό, χάνεται δηλαδή ο Αριστοτέλεστο δηλαδή, κάπου αυτός αφές ότι πάνω από το 300 <σαν> δεν μπορείς να έχει <σαν> δεν δηλαδή. λες πολλά <σαν> μετά, δεν, δεν, δεν μπορείς να κακλάβεις το τι συμβαίνει. Το έλεγε βέβαια δηλαδή, για, για κοινωνικού λόγου και για διαχείριση... Και... διαχείριση... Τη πολιτική εξουσία, ενδεχομένω <συσίλια> αυτό να έχουν υπόψη στου όσοι κάνουν το κοινοβούλιο με 300 άτομα. <συσίλια> Ότι <συσίλια> μέχρι εκεί δηλαδή μπορεί <συσίλια> να ρυθμίζεται ένα σύστημα και να έχει <συσίλια> την αντίληψη <συσίλια> του αριθμού το τι σημαίνει αυτό. <συσίλια> Από εκεί <και> πέρα χάνεσαι, <συσίλια> δεν μπορεί <συσίλια> να το αντιληφθεί ο ανθρώπινος εγκέφαλο για το τι χαόδε σύστημα μιλάμε. Αυτό το οποίο λέμε σύμπαν. Και αν αυτό το οποίο λέμε σύμπαν δεν είναι απλώ ένα μεγάλο οργανισμό. Διότι αυτή τη στιγμή. Μέσα, Μέσα στην, ιστορική στην ιστορική διαστολή του Σύμβατος, έχουμε και, και την αντίληψη αυτή την οποία έχουμε, όπως και στο γέα που λέμε για την Γη, γη ότι είναι ένα οικοσύστημα μεγάλο αλληλοεξαρτώμενο και, και κατά, κατά κάποιο τρόπο ζωντανό, το ίδιο θα μπορούσε να είναι αυτό που λέμε Σύμβατο. Είμαστε μέρο ενός μεγάλου οργανισμού, το οποίο κάτι κάνει που εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε. Με την έννοια <σομίως> που καμιά <σομίως> φορά δείτε το παράδειγμα <σομίως> της γλώσσας που αποτελείται από κύτταρα που επικοινωνούν μεταξύ του και αντιμετωπίζουν του Ιού τι θα κάνουμε, μπήκε ο τάδε, ιός κλπ. Αλλά δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι μέρος ενός συστήματος που λέγεται γλώσσα η οποία γλώσσα μιλάει, η οποία γλώσσα γλύθει, η οποία γλώσσα κάνει διάφορα άλλα πράγματα. Αυτά ζούρισαν στο δικό του <συλίδη> κόσμο, α <ας> πούμε, <συλίδη> επικοινωνία ευρωοικηταρική <συλίδη> για να αντιμετωπίσουν του εχθρόφου, του τοπικού εχθρόφου, του υγού κτλ. Έχει μπει στην έννοια του μικρόκοσμου και του μακρόκοσμου. Και υπενθυμίζω <συλίδη> στου φίλου που μα ακούνε ότι έχει κάνει και μια καταπληκτική μελέτη για την αστροθεολογία. Εκδόση Δίαυλο του 2008, αν δεν απατώμε. Και άλλα τέτοια βιβλία σου για τα άστρα, η μεγάλη εικόνα του ουρανού, ε, οι κοσμικές διαδρομέ, βέβαια. Ε, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποια επανέκδοση. Εγώ θυμάμαι την τελευταία αναθεωρημένη έκδοση. Ε, Από την Εκάτη. Εκάτη το τελευταίο. Πέντε έξι. Παρόλα αυτά παραμείνει επίκυρη. Ξέρεις. Ε, ε, ναι. Ιεραστές των άστρων βέβαια. Ε, ναι. Στο λιβάρι. στο των άστρων έχω και, και τη συνέντευξή σου. Μάσα μια κλασική συνέντευξη που κάνει παλιά στο στέινγκ. Ναι. ναι, παλιάς, ναι. ναι. Ε, και... Η αστροθεολογία, α πούμε. Δηλαδή, ναι. όλη αυτή η, η, η, η, η συνείδηση των άστρων. Η συνείδησή μα ότι ναι, μένει εμεί είμαστε εδώ, αλλά είναι και τα άστρα τα οποία προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε. Ότι ε, έχουμε μια αίσθηση ότι υπάρχει μια γλώσσα των αστερισμών, μια, ένα, αυτό που λέει ο μακρόκοσμος, ένα επίπεδο πάνω ναι, από τα κύτταρα εμείς και, και ένα ναι, επίπεδο α, πάνω α, από εμάς ο αστρικός κόσμος πλέον. Μπροστά ναι, λοιπόν σε ναι, αυτό ναι, το ναι, θέμα ναι, και όπου ναι, είναι σαφές ναι, ότι μιλάμε ναι, για καταστάσεις, καταστάσεις που... Ε, η, με ζωή, η ζωή κανονικά λογικά πρέπει, πρέπει να, είναι να είναι κάτι πολύ κοινότυπο δική μέσα δική δική σε αυτό το οποίο λέμε σύμβανο όσο τούτο εμένα προσωπικά, πρέπει προσωπικά πρέπει δεν θα με εντυπωσίαζε η παρουσία, παρουσία όντων που είπε τέτοιων δηλαδή με μεγαλύτερε δυνάμεις δηλαδή, με επιδράσεις τι οποίε δηλαδή, δεν βλέπουμε με αόρατες έτσι καταστάσεις δεν υπάρχει σαφής απόδειξη αλλά η απουσία αποδείξεως δεν είναι ποτέ απόδειξη απουσίας Λέει, σωστά. Και το, το θίγω και στα βιβλία μου, ε, που έχω συγκεντρώσει τα πολλά άρθρα μου με τις παράξενες έρευνες, που είναι τέσσερις τόμου μέχρι τώρα. Αυτό ε, ε, ε, είναι ε, πολύ ε, σημαντικό. Αυτό ήθελα να το, τονίσω. Ναι. Το το διότι, διότι αυτά τα οποία θεωρούνται κατά κάποιο δρόμο, τρόπο περισσοριακά είναι όμως τεκμηριωμένα. Αυτά τα, τα, τα πράγματα τα έχουν συμβεί. Είναι γεγονότα, είναι φαινόμενα, είναι μαρτυρίες. Φαι και για αυτά αυτό τα, τα πράγματα, πράγματα δεν μπορεί κανείς να τα, να τα πετάει, ας πούμε. Ε, ε, όχι, όχι μόνο να τα, τα πετάει, δεν είναι καν και πολύ προστά, γνωστά, δηλαδή, δηλαδή ε, ενώ θα έπρεπε, έπρεπε δηλαδή, γιατί, να, να σου πω και κάτι, κάτι άλλο, άλλο, είναι πολλοί, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν ε, ε, ε, εμπειρίες. Ε, ε, ε, ε, ε, Αλλά ο καθένας σκρατάει για τον εαυτό του. Δεν τα λέει εύκολα προ τα έξω, Α πούμε, είναι πολύ προσωπικές οι εμπειρίε και δεν το, δεν το λέει εύκολα για να μην ιδωρηθεί, γιατί έτσι, γιατί για για αλλιώς. αλλιώς. Διότι υπάρχει μία κατεστημένη άποψη ε, των βεβύλων, να, να το πω έτσι, το η οποία το αποφύγει αυτό. αυτό. Δεν, δεν το δέχεται. Έχετε. Και ως αυτού του δεν έχει κανένα λόγο, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά φαινόμενα τα οποία κανεί είτε έχει προσωπική εμπειρία είτε έχει Ακούσει, Ακούσει από αξιόπιστος ανθρώπους γεύουν. Και, και μιλάγει για μεταφάνατο το, φάω, το και τα λεπτά. Ναι, υπάρχει πάρα πολύ, το γνωρίζω πολύ καλά, ένα τεράστιο ποσοστό απέναντι πίσω μάλλον από κάθε, ας το πούμε έτσι, παράξενο φαινόμενο, ένα τεράστιο ποσοστό σιωπηλών μαρτύρων, που δεν διηγούνται, ε, την, το περιστατικό ή το αυτό το ίδιο και στην ουφολογία ε, ναι. που παρουσιάζονται μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια από τους μεγάλους ερευνητές των, των, των καταστάσεων αυτών ένα πολύ μικρό ποσοστό ε, μαρτύρων και επαφικών ή μαρτύρων ή ε, καταστάσεων φαινομένων που από τον Μάη να το αποκαλύψει, το αποκαλύψει. Ναι. Ε, ε, και αν βγάλεις απ' έξω και το πολύ μεγάλο ποσοστό το στρατιωτικό προσωπικό το οποίο επίσης για πολλούς λόγους ε, με εμπειρίες τέτοιες ας πούμε ε, είτε τις καταθέτει και γίνονται απόρριντες είτε φοβάται βέβαια αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια να τις καταθέσει στο στρατιωτικό σύστημα αλλά παραδείγματα φέρνω υπάρχει πάντα το, αυτό εδώ και στις, ακόμα και στις θρησκευτικέ εμπειρίες τι λεγόμενες ε, Ακόμη ακόμα και σε, σε, σε πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα θεωρούμε ε, δεδομένα, έχουν αποδειχθεί, όπως για παράδειγμα ότι οι άνθρωποι έχουν τηλεπάθεια, ε, το οποίο είναι πλέον αποδεδειγμένο. Ε, τέτοια πράγματα τα έχω δείξει στο βιβλίο μου για το paranormal, για το παραφυσικό, αλλά ε, μιλώντας για, τους, ε, για τις δυνάμεις αυτές, τις κοσμικές που λέγαμε νωρίτερα, ακόμα και το εξωγήινο ζήτημα το λεγόμενο, το είναι, το ότι είναι δεδομένο ότι υπάρχουν ε, ίσως άπειροι ε, πολιτισμοί και έξω ή πήξαν στο παρελθόν ή θα υπάρξουν ε, εάν ε, υπάρχει κυκλοφορία εξωγήινων είναι σαφώς σούπερ εξωγήινοι. Δηλαδή δεν μιλάμε πλέον για μια ανώτερη τεχνολογία αλλά μιλάμε για ανώτερε υπάρξει οι οποίες θα μπορούσαν mm. να έχουν οποιαδήποτε μορφή και να έχουν ακόμη και στενή σχέση μαζί μας χωρίς εμεί να το αντιλαμβανόμαστε. Μπορούσε να είναι αυτό που έλεγε ακόμα από τη δεκαετία του 30 όλα Stapleton, the star makers. Δηλαδή θα μπορούσαν να φτιάχνουν ήλιους, να διαχειρίζονται πλανητικά συστήματα ε, και άλλα πάρα πολλά. Ε, θα μπορούσαν δηλαδή να εμφ... στη δική μας κατανόηση αν θα μπορούσαμε να τους αντιληφθούμε ένα μικρό κλάσμα των δραστηριοτήτων τους να είναι σαν θεοί για μας. Ή θεοί μάλλον να είναι, κανονικά. Ε, yeah, αυτό, αυτό είναι yeah. το, μεγάλο, το μεγάλο ζήτημα σε αυτά. Η σούπερ ναι, εξοχή. Όλα, όλα αυτά είναι ε, αποδεκτέ οικοτολογίε, ναι, να το πω έτσι. Και ε, βεβαίω ε, δεν έτσι, είναι. Με είναι, τη λογική και τη γνώση που έχουμε αυτή τη στιγμή και τι προεκτάσει τη, εγώ το λέω αυτό. Ναι, ναι απλά ναι, δεν, είναι εύκολα, δεν να είναι εύκολα να το αποδεχτεί κανεί. Όχι ω προ τη λογικό συλλογισμό, ω προ τι επιπτώσει του. Δηλαδή, αν αποδεχθεί <στονίκηση> αυτό το πράγμα και λε, τώρα είμαι ελεγχόμενος, <στονίκη> δεν έχω καμία ελευθερία βουλήσεω. Δηλαδή, <στονίκη> όλα αυτά τα οποία κάνω, ενδεχομένω, το <στονίκη> είπα και προηγουμένω, δηλαδή, <στονίκη> μπορεί <στονίκη> και να είναι έτσι. Απλά <στονίκη> το λέμε μεν, <στονίκη> αλλά <στονίκη> στην καθημερινότητά μα το αρνούμαστε <στονίκη> αυτό. <στονίκη> δεν θέλουμε <στονίκη> να δεχτούμε <στονίκη> ότι ενδεχομένω υπάρχουν επιδράσει <στονίκη> επάνω μα οι οποίε είναι <σταλείς> κατά κάποιο τρόπο αόρατες. Μα Γιατί είναι δημιουργή. αλλαγή του παραδείγματος, Είμα, έτσι, είναι αλλαγή, το αλλαγή παραδείγματος. του τρόπου. Το παραδείγμα ναι. Ναι, αλλά πιστεύω, σου, θα σου δημιουργήσει τεράστια προβλήματα για το, το αποδεχθεί αυτό. αυτό χωρίς να υπάρχει μια σκληρή απόδειξη, να το πω έτσι. Ναι, αλλά κατά βάθος όμως θέλω να παραδεχθείς, Χριστό ότι αυτό που λες κατά βάση είναι κοινωνιολογικό. Δηλαδή, θα, το πώς, πώς, αρκετή, μπορεί, αρκετή. θα πρέπει να παραδεχθεί, λέω, ότι κατά βάση αυτό που λες, που το λένε κι άλλοι, ε, η κατά βάση είναι κοινωνιολογικό. Δηλαδή, ναι. το πώς η κοινωνία μπορεί να αποδεχθεί το ένα ή το άλλο ναι, πράγμα και τελευταία. Ναι, ε, δηλαδή, ε, ναι, ναι, ακριβώς, γιατί, δηλαδή, γιατί δηλαδή... να μας ενδιαφέρει η κοινωνία και το πώς αποδέχεται και τι αποδέχεται. Δηλαδή, δεν είναι ναι. κοινωνιολογική η ε, πρόθεσή μας σε αυτά τα πράγματα το να ανακαλύψουμε ή να εμπνευστούμε ή να, να γίνουμε καλύτεροι στην αντίληψή μας της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε δεν είναι κοινωνιολογικό ζήτημα δεν θέλουμε <στοίλειο> δεν, δεν, δεν να κάνουμε κάποιου είδους α πούμε ε, αυτό ε, είναι κατάλαβες κηρύγματος που ε, να το αποδεχθούν είναι... όλοι και ξέρω εγώ και να μην μας ναι ναι, ναι, ναι όχι είναι σωστό απλώς εγώ μιλώ, εγώ μιλώ όχι, όχι για, για την ευρύτερη κοινωνία μιλώ για εμάς τους ίδιους Δηλαδή, δηλαδή, το λέμε πρόκειται αυτό, πρόκειται ότι ενδεχομένως είναι έτσι, έτσι. Δηλαδή, ναι, λες για την υπαρξιακή, ναι, υπαρξιακή α, ασφάλεια Αλλά, λοιπόν, υπαρξιακά, ας πούμε, ε, δεν θα το... πέρασει μέσα μας εύκολα αυτό το πράγμα, διότι δεν ξέρουμε πώς να το αντιμετωπίσουμε, να το πω έτσι. Ναι, η κυρίαρχη βάση των πραγμάτων που μας απασχολούν, ως ανθρώπινη ύπαρξη είναι τέτοια πράγματα. Δηλαδή, εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε το θάνατο. Και τι συμβαίνει με αυτό το πράγμα. Ε, <συσχελίκο> ε, ε, ε, ε, <συσχελίκο> δηλαδή, όταν μιλάμε <συσχελίκο> για υπαρξιακά ζητήματα, ε, άσχετα αν υπάρχει μια ανασφάλεια απέναντί τους ε, ή σε πράγματα που μας ξεπερνούν και δεν μπορούμε να τα αφομοιώσουμε στην καθημερινότητά μας ή στην κοινωνία μας, ε, δεν πάβει να ισχύει το γεγονό ότι η υπερβατικότητα για την οποία μιλάμε ε, έχει να κάνει και με τον ίδιο το θάνατό μα. Ε, και, και, και οι συζητήσει αυτέ, νομίζω αυτή την, την έχουν ύπαρξη δί... τη ψυχή μα και άλλα τέτοια. Έχουν μια ψυχολογική αντίληψη με την έννοια τη αγωγή και ότι οι συζητήσει καθεαυτέ μπορεί, αν μη τι άλλο τουλάχιστον, δημιουργούν έτσι μια ανάταση πνευματική, χωρί να μπορούμε τελικά. Ε, το ξέρουμε ότι για τα μεγάλα προβλήματα είναι αυτό που λένε οι Λατίνοι «Η γνωράμος ή του γνωράμπιμους, αγνοούμε και αγνωρούμε. Το γνωρίζουμε ότι αγνοούμε. Αλλά παρόλα αυτά το προσπαθούμε. Είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος του «η δεν εωρέγεται φύση» που έλεγε ο Αριστοτέλης και ακριβώς επειδή θέλει να τα ξέρει όλα, πολλές φορές κατασκευάζεται και ψευδοθεωρίες. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο ε, Κορυβέται τον εαυτό του, έχει την ψευδέστηση, τα ξέρει. Λοιπόν, και ο μιλόγιο καταστημένε θεωρίε, έτσι, περί τη προελεύσεω τη ζωή, περί τη εξελίξεω, περί τη κοσμολογία και των κοσμολογικών μοντέλων, κτλ. Ότι είναι σαν να είμαστε κοσμοκράτορε και παντογνώστε και εκπέμπουμε τι θεωρίε, γιατί πολλοί εξ αυτών που ασχολούνται με αυτέ τι πέτη θεωρίε, α πούμε, οι οποίε είναι. Ε, απαιτούν μία προσπάθεια τεκμηρίωσης, μαθηματικοποίησης, μαθηματικής προσπάθειας και δυσκολιών. Δύσκολο Βίσκολο είναι βεβαίως αυτοκραφέρω να πάνε να ανασκάψεις και όλη την πλατεία συντάγματος. Δεν σημαίνει ότι είναι παραγωγικό ή ότι κάνεις κάτι σπουδαίο, αλλά υπάρχει περιπτώσεις, έχουν και αυτά τι δυσκολίε τους. Αλλά παρόλα αυτά, πίσω από αυτά, οι άνθρωποι οι οποίοι προβάλλουν, τις είναι <στολίου> θεοί, <στολίου> λε και είναι παντοκράτουε, γνωρίζουν <στολίου> τα πάντα. <στολίου> Ενώ επί <στολίου> τη ουσία αυτέ τι θεωρίε είναι όλε διάκριτε. Είναι εξ αρχή διάκριτε αυτέ τι θεωρίε. Και περί <στολίου> τη προελεύσεω τη ζωή, και περί τη προελεύσεω του <στολίου> σύμπαντο. <στολίου> Πώ να πει για την προέλευση ενό πράγματο <στολίου> το οποίο δεν γνωρίζει και <στολίου> του οποίου είσαι βλαστό και γέννημα, μπορεί να μου πει. Ναι, εσύ πρώτα απ' όλα σαν αστροφυσικός, σαν αστρονόμος, σαν παρατηρητής του σύμπαντος. Μάλιστα να θυμίσω και στους φίλους που μας ακούνε ότι εκτός από διευθυντής του ε, Ινστιτούτου Αστρονομίας και Αστροφυσικής του Εθνικού Αστροσκοπίου και ως επίσης ε, αντιπρόεδρος ε, του αστροσκοπίου και όλα αυτά ε, έχεις υπάρξει και ε, στην ουσία ο, ο δημιουργό. Του Αρίσταρχου, του Τηλεσκοπίου, του ελληνικού Τηλεσκοπίου, το οποίο ε, έγινε στο, στο, στο Χελμό. Ε, ναι, ναι, ε, ε, προσπαθώντα. Είμαι ε, μαζί με του Ο υπεύθυνο είναι ο υπεύθυνο τη κατασκευή και τη επίβλεψη, α πούμε, το να γίνει σωστά αυτή η δουλειά, η οποία και έγινε και η οποία και, οποία και παράγει και, και έργο, ναι, Δηλαδή, ε, από αυτό είχε... και σένα περνάει μια ελληνική παρατήρηση των άστρων, για παράδειγμα, τον Αρίστερχο. Η αλήθεια δηλαδή, δηλαδή, είναι ότι στον χώρο της αστρονομίας. αστρονομίας, όσο πιο κοντά είμαστε σε αυτά τα οποία εξετάζουμε, τόσο περισσότερα την ευεργογότητα γνωρίζουμε. Όσο πιο μακριά φεύγουμε, τόσο οι ασάφιες είναι πολύ μεγαλύτερε και οι υποτολογίε πολύ ευρύτερες. Αυτό είναι, νομίζω, μια εμπειρία την οποία έρθει κανεί και στην καθημερινότητά του για κάτι το οποίο είναι πολύ κοντινό μπορεί και ξέρει πολύ περισσότερα πράγματα. Για όσο πάει πιο ακόμα, εκεί τα πράγματα ενέχουν αυτό που κάποτε έλεγε η συμμετολογία, όπω είναι η κοσμολογία, όπου υπάρχει φράση λογία, φιλολογία, κοσμολογία, θεολογία κλπ. Υπάρχουν πολλά λογιά και λίγο το πρώτο μέρο, το συσθετικό. Ναι γεγονός Φίλοι μου ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκης Σε μια ελεύθερη συζήτηση Με τον αξιότιμο φίλο μου Και καθηγητή τον κύριο Χρήστο Γούδη ε, Παρερχόμαστε αμέσως Από τον Αλμπίντο 14 Όπου εκπέμπουμε τις συχνότητέ μας Εκεί έξω ε, Σύντομα ε, μετά από αυτό Το ε, μικρό διάλειμμα So I would not see. My Lord did trouble me when I let things stand that should not be. My Lord did trouble me, did trouble me with a word or a sign. With the ringing of a bell in the back of my mind, did trouble me, did stir my soul, for to make me human, to make me whole. When I slept too long and I slept too deep Put a worrisome vision into my sleep When I held myself away and apart And the tears of my brother didn't move my heart Did trouble me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 Of this I'm sure Of this I know My Lord will trouble me Whatever I do Wherever I go My Lord will trouble me In the whisper of the wind In the rhythm of a song My Lord will trouble me To keep me on the path where I belong My Lord will trouble me Will trouble me With a word or a sign With the ringing of a bell in the back of my mind Will trouble me Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και επιστρέφουμε στην ε, σημειολογική συζήτησή μας με τον καθηγητή Χρήστο ε, Χρήστο ε, πέρα από την αστρολογία σου ας το πούμε έτσι ε, γνωρίζω πολύ καλά ότι θεολογείς κιόλας ότι ε, ε, είσαι μελετητής των Ευαγγελίων και μάλιστα σε πολλές γλώσσες και ότι ε, έχεις α πούμε και μια θεολογική προσέγγιση στα πράγματα είναι κάτι το οποίο βέβαια είναι, ε, το έχεις κρατήσει σε ένα μεγάλο βαθμό σαν, κάτι, ε, ε, σαν μια προσωπική μελέτη αλλά η οποία όμως διαρρέει μέσα στο έργο σου, μέσα στα βιβλία σου, στα, ακόμα και στην ποιησή σου. Θέλεις λίγο να μας μιλήσεις έτσι θεολογικά. Ε, θεολογικά, <συσχελόνι> όχι ακριβώ, <αυλόνι, συσχελόνι> αλλά καταλαβαίνω <συσχελόνι> ότι λες και ναι, <συσχελόνι> να σα μιλήσω. <συσχελόνι> δεν έχω πρόβλημα. <συσχελόνι> Καταρχάς να <συσχελόνι> πω το εξής, <συσχελόνι> ότι εμένα <συσχελόνι> η εμένα η ενασχόλησή <συσχελόνι> μου, γιατί ανέφερες <συσχελόνι> πολύ σωστά στα, <συσχελόνι> στα Ευαγγέλια τα οποία τα διαβάζω σε διάφορες γλώσσες, αυτή είναι η ναι προσπάθειά μου διάφορες, να συντηρήσω τις διάφορες γλώσσες τις οποίες γνωρίζω, τουλάχιστον σε υψηλό μόνο σε reading γνωρίζω. Πόσες γλώσσες μιλάς, Χρήστο, πόσες γλώσσες. Αυτό ήταν μία μέθοδο... Θυμάμαι καλά, Χρήστο, με συγχωρείς, θυμάμαι καλά μιλάς 11 γλώσσες. Καλά, θυμάμαι. Πόσες γλώσσες μιλάς. Το μιλά είναι σχετικό στις γλώσσες. Το πώς Λέω ότι γνωρίζω 9. Nickrando. Τα τουρκικά geo... δεν τα βάζω, pause, γιατί άμα τα βάλω θα γίνουν 10. Αλλά ακόμα δεν έχω φτάσει στο επίπεδο να δηλώσω ότι τα γνωρίζω. Μα μιλά, και τουρκικά, δηλαδή έχει μελετήσει και τα τουρκικά. Τα τουρκικά τα δουλεύω. Κοίταξε, καταρχά, εγώ εκεί όταν πήγα τη δεκαετία του 50 στον Έστω επάνω στη Χρυσούπολη και δίπλα στην Ξάνθη και όλα αυτά υπήρχαν ακόμα τουρκικέ ονομασίες των χωριών. Ε, υπήρχαν ε, κινηματογράφοι οι οποίοι πέσασαν τουρκικα έργα ε, ε, θυμάμαι ακόμα, ας πούμε, εντύπωση που πηγαίναν τότε με τα μεγάφωνα πέσω σε ένα αυτοκίνητο με μεγάφωνα και διαφήμιζε σε μια επαρχιακή πόλη το έργο που θα πει Και έλεγε: Σήμερα είμαι ο δολοφόνο των παιδιών μου. Για φρουλαρίδι είναι καθλή. Το θυμάμαι ακόμη. Που στα τουρκικά που τώρα ξέρω σημαίνει δολοφόνησα τα παιδιά μου. Σκότωσα τα παιδιά μου. Αλλά τέλο πάντων είμαι ο δολοφόνο των παιδιών. Μου". Και είχα μια ηχητική επαφή έτσι από διάφορα έτσι τουρκικά, αλλά. Ε, ήθελα στην πορεία, ας πούμε, της που κάναμε μέσα γλώσσες να αντιληφθώ εάν πράγματι είχε κάποια η τουρκική γλώσσα λόγω τη Οθωμανικής Αυτοκαδορίας και της μεγάλης διάρκειας κατάκτηση την οποία είχε, είχαμε από τους Οθωμανούς και τους Τούρκου, εάν η γλώσσα τους είχε κάποια επίδραση επάνω στη δική μας και τελικά δεν είχε. Δηλαδή αυτό ήταν το δικό μου συμπέρασμα, δεν είχε καμία. Δηλαδή, έχουμε βέβαια πάρα πολλέ τουρκικέ λέξει, οι οποίε όμω είναι εξελιμισμένε. Ο καφετζής του, ο καφετζή των καφετζή και πάει λέγοντα. Ναι, ε, αλλά έχουμε και τα αντιδάνια. Τα αντιδράμια, τα μεγάλε. Πολλέ τουρκικέ λέξει είναι ελληνικέ που τους εκτούρκησαν. Εντάξει, μπορεί, αλλά υπάρχουν και τουρκικέ και αραβικέ και λοιπά που πήγαν στην Τουρκία, οι περσικέ που ενσωματώθηκαν στα τουρκικά και πέρασαν και σε εμά. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει η δομή τη γλώσσα. Η δομή τη γλώσσα του είναι, είναι τελείω διαφορετική από τη δική μα δομή. Αλλά, αλλά πέραν από αυτού, αυτού μου άρεσε αυτού να την, την προσεγγίσω αυτή τη γλώσσα, γιατί οι μισοί Έλληνε ξέρει και εγώ μεταξύ αυτών από μονογενιά, δηλαδή ο Πακού και η Γερμανία, ήταν από τη Μηγρασία, από Σμύρνη και πόλη. Ε, είχαμε μια συνύπαρξη με αυτού και καλά είναι να γνωρίζει, δηλαδή είναι καλά να γνωρίζει, α πούμε. Ποιο είναι ο γείτονά σου ή αυτό με τον οποίο συνεπήρχε, είτε φιλικά είτε εχθρικά. Τέλο πάντων, είτε, κάθε γλώσσα έχει την ιδιαιτερότητά τη και αν θέλει και, και, και τη μαγεία τη. Ε, ε, με αυτή την έννοια την τουρκική την είχα προσπαθήσει πολλέ φορέ να το μάθω, αλλά κατά περιόδου, γιατί είχα να κάνω και άλλα πράγματα. Και συνεχίζω, δηλαδή. Εντάξει, συνεχίζω, έχω μπει επαφή με την τουρκική γλώσσα αρκετά καλή, καλή αλλά όχι τόσο ώστε να δηλώσω ότι γνωρίζω το το τουρκικά. Η γλωσσομάθειά ε, σου, είναι... σου, Χριστό, η γλωσσομάθειά σου σου επιτρέπει, ας πούμε, αυτό που είπα νωρίτερα, να μελετήσεις τα Ευαγγέλια σε πολλές γλώσσες. Α, <σομίως> ναι, αυτό πήγε δευτερογενός. Δηλαδή, θα σου πω αναλυτικά τι συνέβη. Αυτό είχα κάποτε διαβάσει πολύ παλιά, τη μέθοδο που έκανε ο Σλίμαν ο Σλίμαν ήξερε, είχε επαφή με 15 διαφορετικές γλώσσες και ο τρόπος που τις μάθαινε ήταν να διαβάζει τα Ευαγγέλια ε, στις διάφορες γλώσσες γιατί, διότι το Ευαγγέλιο από μικρό παιδί είναι περικοπέ οι οποίε είναι σχετικά απλέ ω προ τη δομή τη γλώσσα και γνωρίζει πλέον λόγω τη παιδεία την οποία είχαμε τότε οι Εβραίοι. Τα γνωρίζει τα Ευαγγέλια περίπου τι λένε. Οπότε σε κάθε γλώσσα ξέρει ότι το διαβάζει και να έχει κάποιε άγνωστε γλώσσε, λέξει, πολύ ευκολότερα αντιλαμβάνεσαι το νόημά του από το να τρέχει συνέχεια σε λεξικά και το βγάζει εύκολα. Και αυτό το εφαρμόζω εγώ ακόμη και τώρα ω συντήρηση των γλωσσών μου. Βεβαίω, κανεί δεν μπορεί να διαβάζει τα Ευαγγέλια αν δεν έχει ας πούμε, κάποια τάση να βρει ορισμένα πράγματα τα οποία τώρα ενδιαφέρουν μέσα εκεί. Αλλιώ, για άλλου θα είναι φοβερά πληκτικό να διαβάζει, το τι συνέβη τότε εκεί, σύμφωνα με του διάφορου Ευαγγελιστές. Εγώ μέσα από αυτή την επαφή, την οποία έχω. Και ένα άλλο από επίσης, επίση, αυτό το, το βρήκα από την τελευταία ζωή τώρα, διαβάζοντα ένα βιβλίο που έπεσε σε ένα παλαιο ένα βιβλίο του Σλίμαν στα γερμανικά, το Ιθάκη Μικίνε και. Ιθάκη Πελοπόννησο και Μικίνε. Και στη συνέχεια το βρήκα σε ελληνική μετάφραση, η οποία δυστυχώ δεν είναι και πολύ καλή, αλλά δεν έχει σημασία. Και είχε εκεί ένα αυτοβιογραφικό Σλίμαν, το οποίο μου έκανε εντύπωση, γιατί είχα μια σύμπτωση μαζί του. Τι, ότι αυτό μαγεύτηκε από την αρχαία Ελλάδα όταν ήταν μπακαλόγαζος στην ουσία, ήταν ένα φτωχό παιδί το οποίο δούλευε σε ένα μπακάλικο στην αρχή της ζωής του μετέπειτα έκανε και έπαιρε τεράστια χρήματα και τα παράτησε όλα και έγινε αρχαιολόγος ε, εραστέχνισμένο αλλά πολύ καλύτερους από τις επέγγελματίες αρχαιολόγους όπως, όπως απέτειξαν τα αποτελέσματα για τις καφές του στις Μικίνες και στην Γιατί ε, ήταν ε, ο πρώτος μά... νο... που δεν θεώρησε ότι ο Όμηρος έλεγε παραμύθια. Ναι, ναι. Και αυτόν μαγεύτηκε το βράδυ ο ίδιος από έναν πρώτη φορά όσον μικρό παιδί που δούλευε για το να ζήσει στον από έναν γιο πάστορα ο, Ο οποίο ήταν λίγο αναρχικό, τον το είχαν διώξει από το σχολείο, από τη από, από σχολή θεολογική. Δεν ξέρω πού πήγαινε. Και πήγαινε και του το το όμηρο, τον Όμηρο το και μάλιστα το, το προήμιο. Το και, το προήμιο. Το και αυτό το, το πράγμα λέει το άκουγε. Ποιο ξέρει με την το προφορά το του το έκανε, Ανασμιακή ή όχι, αλλά με βάση περιπτώσει. Του το έλεγε στα αρχαία ελληνικά, έτσι όπω το θεωρούσε αυτό, και, και το άφηγε και μαγεύτηκε. Και, μαγεύτηκε και για γι' αυτό και δεν το λέει, και δεν το ξαναλέει. Του έδινε δωρεάν τυρί και σαράν και, και, και τέτοια από τον πακάρι του. Και αυτό μου έκανε εντύπωση, το διάβασα τώρα τελευταία, πριν από τέσσερα-πέντε χρόνια δηλαδή. Διότι κατά κάποιο τρόπο, έτσι είχα μαγευτεί εγώ από τον πατέρα μου για τον Όμιο. Δηλαδή μου έλεγε και... στα παλιά σχολεία, φαίνεται ότι δηλαδή, ήταν δεν, δεν ξέρω, τότε, ήταν και πήρε πίσω ο πατέρα μου αυτά. Να τα και μαθαίνει δηλαδή. και μου το, δηλαδή, το το προήμιο και το θυμάμαι όταν το πρώτο άκουσα. Έμεινα έτσι από τον ήχο που έλεγε, δηλαδή χωρί να καταλαβαίνω. Και το ξέρω πλέον τώρα και το λέω και το έχω μάθει και στο ζούγκλε. Μην η Νάι δε θεά, φίλοι άδε, όχι δίo σουλωμένη, η Λυρία και σαργέφυγε. Πολλά ροζ διεθύμου ψυχά, Άιδη, δι Προίευ, Ενηρώ, Αυτού, Δελόρια, Τέφη, Εκκίνεσι, Ιωνίσι, Τεπάσι, Διό, Δε, Τελή, Ευρωβουλή, τα Πρώτα, Διαστήτη, Μερίσταν, Διατρελίδη, Θεάνεξαν, Δρόμου και Δίο, Αχηλέ. Άκουγα εγώ, έπιανα το Ατρελίδη, έπιανα το Αχηλέ, έπιανα το, το Μίνη. Είχα μείνει φοβερά εντυπωσιασμένο και από μικρό στο δημοτικό γίναμα αυτά. Μετά το έπιανα και το διάβαζα και το έμαθα σιγά σιγά. Και με, με μαγνήτησε όλο. Απλά το στολαιό περιστασιακά, διότι το ίδιο, το ίδιο συνέβη στο Σλίμαν. Ακούγοντα κάτι, ισχυτικά, χωρί να μπορεί να καταλάβει πέρα τι ω πρόκειται, σε μαγνήτιζε η γλώσσα καθεαυτή. Ο ήχο, η απαγγελία, ενδεχομένω κάποια βαθύτερα μηνύματα που τα πήρανε αποσπασματικά εδώ και εκεί. Ήταν ένα περίεργο φαινόμενο. Κάτι που μέσα του από ναι, τι λέξει. Ναι. Ναι, <ερίου> περίεργο. Το ομοπλασμάτιο <ερίου> που λέει ο Φίλιπ α πούμε. Δηλαδή το <ερίου> ότι. Ε, άλλωστε, μιλώντα και για τα Ευαγγέλια και για όλα τα άλλα, ακόμη και για τον Όμηρο, μιλάμε στην ουσία για την βιβλιογραφία του Αγίου Πνεύματο. Το <ερίου> οποίο, α πούμε, μπορεί να είναι ε, μεταδοτικό. <ερίου> ναι, ναι <ερίου> το <ερίου> πιστεύω εγώ αυτό. Τέλο πάντων. Ελπίζω να ε, ε, ε, επίσω, μην είναι μικροβιακή φύση. Το θέμα είναι ότι. Για τα κοινά, το σήμα με τα Ευαγγέλια, λοιπόν, τώρα εγώ, εγώ με τώρα την ανασχόλησή μου με αυτά τα θέματα, έχω να αναπτύξει να μια φιλία με τον Χριστό. Όταν το, το ακούει κανεί, νομίζω ότι ο αυτός είναι λάντιστο, α πούμε, πάει προ τα μοναστήρια κτλ. Δεν το εννοώ έτσι. Το εννοώ, ξέρει, ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία φέρετε ότι τα λέει ο Χριστός μέσα από του γιατί ο ίδιος δεν έχει γράψει τίποτε αλλά τα εκπέμπουν οι τέσσερις Ευαγγελιστές με τον τρόπο τους. Πολλά είναι κοινά αυτά τα οποία λένε εκτός του Ιωάννη ο οποίος είναι εντελώς θεωρητικό και είναι μια διαφορετική έτσι, κατά βάση σύνδεση. Ε, αλλά λέει πράγματα τα οποία σε αγγίζουν. Δηλαδή, δηλαδή πολλές φορές ναι, λέει, θυμάμαι πολλά περιστασιακά σου λέει τώρα, αυτό που λέει «Δεύτερος είναι πάντε οι και υπεφορτισμένοι. Καγό ή μα. Δηλαδή όλοι οι αυθυπανές ψυχαναλυτές λέει «Ελάτε σε μένα να σας αναπαύσω οι κοπιώντες και οι υπεφορτισμένοι, και κακό, υπεφορτισμένοι κακό, δηλαδή, αυτοί οι οποίοι είναι φορτισμένοι από το μυαλό τους οι οποίοι είναι οι κουρασμένοι». Λέει πάρα ε, πολλά. «Εγνώσετε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσεις μας» Αυτό. «Ούγαρ μόνο υπάρθει ο Ζηδεκός του θείων, πραγμάτων των θείων διδασκαλιών και τα λιβά του Θεού» που λέει διάφορα σημεία. Και λέει και άλλα τα οποία είναι πολύ πιο έντονα, όπως, τα οποία είναι ωραία, ηχού είναι ωραία. Δηλαδή λέει «Ο ακολουθώ είναι Ιού μη περιπατήσει τη σκοτία, αλλά έξει το φως της ζωής». «Εγώ το είμαι ο Ιωγός και, και, και, και η αλήθεια και η ζωή». Και, η και απλά λέει « μια σου φιλία σου στείλει ναι, ότι του μιλάω ναι, και του λέω, ναι, ναι, ναι όντω, έτσι είσαι, ναι, ναι, μήπως τα υπερβάλλεις είσαι όντως είσαι, η αλήθεια είσαι, και η ζωή και η λιωγός, αλλά ναι, ωραία ναι, είναι ναι, αυτά που λέει. κάπως ναι, λες, έτσι ας πούμε τον νεόφωο δηλαδή είναι πολλά, πολλά πράγματα, πράγματα τα οποία με αγγίζουν σε αυτά τα οποία εκπαίδει και τα οποία είναι να με το πω θυμοσοφία, να το πω χριστουγεννιά, να το πω τρόπο ζωή, να το πω τα, τα οποία έχουν σχέση με, με την καθημερινότητά μα, με αυτή την έννοια το λέω. Αυτοί. Και εντάξει, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία σε βάζουν σε κάποιε σκέψει. Το τι σχέση είχε με του Έλληνε, γιατί, α πούμε, Ποια ήταν η σχέση τη Γαραλέα και γιατί του αποκαλώνουν Γαραλέου και επειδή ήταν μεγάλη επίδραση τη. Τη ελληνική <συλίων> γλώσσα στην <Γαγγαλία, συλίων> Καραγκέα εκεί, <συλίων> το γιατί <συλίων> λέει θα δοξαστεί ο ιό του ανθρώπου, αν θα πάει το <συλίων> εντάξει <πιδή>, που πήγανε <συλίων> οι Έλληνε, <συλίων> λέει στο Καταγιοάν, <συλίων> πλησίασαν τον Φίλιππο και τον <συλίων> Ανδρέα, και, και πήγαν στο και <Βουσίων> στον Χριστό και τον Λένε, ήρθαν κάποιοι Έλληνε και θέλουν να σε γνωρίσουν. Και λέει: ήρθε <συλίων> η ώρα να δοξαστεί στου ανθρώπου ο ιό του Θεού, ήρθε να δοξαστεί, διότι θέλουν να μάθουν από μένα οι Έλληνε. Αυτό υπονοεί, <σοφίλια> Άλλωστε και, Λέτε, και, α... και η πρώτη εκκλησία στην ουσία δημιουργήθηκε στην Ελλάδα από τον Απόστολο Παύλο. Καλά, είναι και βάση περιπτώσει και, και γραμμένα και, στα ευαγγέλια στην ελληνική γλώσσα και, και η εμπειρία και μου από την παράλληλη ανάγνωση των ευαγγελίων σε διάφορε γλώσσε, θα μου πεις τώρα εσύ ξέρεις την ελληνική γλώσσα είναι ότι η γλώσσα της κοινή Διαθήκης που είναι ένα είδο ελληνικών μετεξελιγμένων σε σχέση με τα αρχεία αλλά επάσης, αυτό νομώ και σε συνέχεια της ελληνικής γλώσσας. Είναι, είναι πολύ, πολύ πιο συγκλονιστική από οτιδήποτε δεν διαβάζω σε άλλες γλώσσες. Και κάποιες τι ξέρουν πολύ καλά. καλά δηλαδή την Αγγλική, η πούμε μιλάω Κολόσσια, η Ισπανικά κλπ. Έχει κάτι το ιδιαίτερο η ελληνική γλώσσα όταν εκπέμπεται αυτό το μήνυμα στα ελληνικά. Είναι πιο λιτό, είναι πιο ευκρινές. Γιατί αυτό λέγεται για την ελληνική γλώσσα. Βλέπετε ότι η ελληνική γλώσσα χρησιμοποιείται διεθνώ σήμερα από τη Σύγχρονη Επιστήμη, για να ονομάσει καταστάσει και φαινόμενα και τότε τότε επιστημονικά με τεχνητέ ελληνικές λέξεις, επειδή αποδίδουν με εκκρίνεια το φαινόμενο. Λέει «οπτοελεκτρονικς», το, το οπτοελεκτρονική που συνδυάζει με οπτική την οπτική με την ηλεκτρονική. ηλεκτρονική. Δεν μπορούσαν να το, το συνθέσουν με κάποια άλλη δική τους, έτσι, δικής γλώσσα. Ενώ το φαινόμενο αυτό ή και τα διάφορα άλλα, α πούμε, είναι πάμπολα, έτσι να τα, τα πιάσουμε και, τα, και τα, να, τα, να τα, τα, τα, τα λέμε. Είναι, είναι φαινόμενο, φαινόμενο που μελετήθηκαν ή πράγματα που δημιουργήθηκαν, δημιουργήθηκαν και ανακαλύφθηκαν στον κόσμο, κόσμο εκτός Ελλάδος. Ελλάδος. Παρ' όλα αυτά παραμένει είναι ευκρίνεια της ελληνικής και γλώσσας και αυτό είναι το, κάτι το οποίο είναι πιο πιο πολύ σημαντικό, σημαντικό, ότι στον κόσμο της επιστήμης το και της διανόησης η γλώσσα μας είναι υπαριθμόν ένα γλώσσο ζωντανή. Είναι σημαντικό αυτό, ας πούμε, να το αντιληφθούμε. Δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε εύκολα, γιατί, γιατί δεν έχουμε επαφή μέχρι στις ορολογίε. Και, και γι' αυτό ήταν το και το πάθος, πάθος μου και οι προτάσει μου. μου. Λέω, είναι, είναι δυνατόν το, το, το κάθε εγχειρίδιο το επιστήμης, επιστήμης, οικονομίας, δηλαδή, ιατρικής, φυσικής, μαθηματικότητα, δηλαδή, οτιδήποτε γεωπονίας, οτιδήποτε δηλαδή, θέλετε δηλαδή, να αρχίζει στην εισαγωγή του αναφερόμενο στην αρχαία Ελλάδα, και, και σε αυτού οι οποίοι βάλανε τι ρίζε σε αυτή και την επιστήμη, και εσύ, εσύ να μην αφιερώνει μη στα πανεπιστήμια σήμερα σήμερα σου ένα εξάμεινο από αυτού το του διακεκριμένου που αναφέρουν όλη η ξένη βιβλιογραφία να, να μελετήσουν πέντε πράγματα στην αρχαία ελληνική, που εν πάση περιπτώσει είναι κατανοητά να πούμε, δεν είναι τόσο δύσκολα. Εγώ ξέρω από την κόρη μου, η οποία δεν ήταν καλή, η μεγάλη κόρη, δεν ήταν καθόλου καλή στα μαθήματα, δεν τα έπαιρνε γιατί διάβαλα κάποτε σε γιατί δεν είχε <συνήσετε γραμματική <συνήσετε> συντακτική <γλ. συνήσετε> κλπ. <πάντα>, ήταν <συνήσετε> ατελείω αδιάφοροι γι' αυτά. <συνήσετε> και τη διάβαζα την πρόταση και λέω ρε, εσύ μην <συνήσετε> καταλαβαίνει, λέω ότι διαβάζα. <συνήσετε> Πώ λέει να <"Τι> καταλαβαίνει, <συνήσετε> Για πε το <συνήσετε> μου, μου <συνήσετε> το λέει, και έκαναν έκπληκτορο. Ποιού ότι δεν είχε, ήταν αδύνατο, δηλαδή δεν ενδιαφερόταν για συντακτικό, γραμματική και τέτοια, όχι. Καταλάβαινε ακούγοντα στο όνομα. Αυτό είναι πλονέκτημα που το έχουν Έλληνε, βέβαια, επειδή είναι δική του γλώσσα, η δική του ύπαρξη, η δική του. Ε, Ιδιοπροσωπία, <σοφειά> να το πω έτσι, μαζί <σοφειά> με τη γλώσσα. <σοφειά> Τέλο πάντων, <σοφειά> αυτά είναι άλλα πολλά να πούμε με τα Ευαγγέλια, <σοφειά> με την ελληνική γλώσσα και <σοφειά> με την... Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι... Ε, εντάξει, εσύ το έφεζες στο θέμα τώρα θεωλικά, αυστηρά θεολογικά. Εκεί δεν, δεν μπορεί κανείς να, να πει πολλά πράγματα. Είναι... Είναι <σομικός> τόσο προσωπική <σομικός> κατά... και, και τα διώματά του και, και οι αντιλήψει του. Αλλά εγώ έχω μεγάλο, μεγάλη εκτίμηση και σε ανθρώπου οι οποίοι ήταν αναχωρητέ και σε ανθρώπου οι οποίοι, α πούμε, στον ξεραφείο του Σαρόφ, Φέριπ, που ήταν αντίστοιχο, όπω λέμε εδώ, ο Παίσιο, ο Μορφύριο κτλ. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πει βαθιέ αλήθειε, οι οποίοι ήταν διορατικοί, οι οποίοι ήταν βοηθοί των ανθρώπων, δηλαδή. Ακούμπησαν πάρα πάνω τους, πολλοί άνθρωποι, είτε για λόγου υγεία, είτε για λόγου πνευματική υγεία, είτε, είτε, είτε για λόγου ψυχική υγεία, και, και αυτό, αυτό ακόμη προσφέρεται, προσφέρεται μέσα από, από τα αυτά τα κείμενα. Όσοι θέλουν όσοι να εγγύψουν. Από εκεί και πέρα, πέρα αν το δει κανεί τελείω φιλολογικά, φιλολογικά η ελληνική γλώσσα έχει τη συνέχεια, έχει και διάφορου κοιτάνε στη συνέχεια. Και στην ποιήση και αυτό που είπε για το Στογγέφτ, είχα σου λέει από παντιαμάντη. Ο παντιαμάντη είναι εδώ ένα μέγεθο, α πούμε, μεγάλο. Λυπάμαι Έτσι, που πέρα, αντί πέρα. Να, α, στην εγκύκλειο παιδεία να υπάρχει πέρα, ο Βοβαδιαμάτης Αφιλετικός καθόνται και τον το ανταφράζουν και, και τον κάνουν και στη δημοτική και, πέρα, και που αλλάζουν και την γραμματική και, και όλα αυτά ας πέρα, Αυτά είναι η κληρονομιά μα, ας πούμε. Αυτή είναι η πνευματική μας κρυονομιά. Και εντάξει μια και μιλάμε γι' αυτό η φόλησα που το είδα Πολλέ σκηνές γυρίστηκαν εδώ στη Μάνη. Ναι. Ναι. Ξέρω τα μέρη δηλαδή τα είδα και μου τα λέγανε όταν πήγα... Και, και πέρασα από εκεί και μου λέει, είδαμε ξαφνικά κάτι σκηνές και λοιπά και μας κάναμε σούπ σούπ γιατί γυρίζουμε. Και λέει ο ένας φίλος εκεί, τι γυρίζετε παιδιά, φάνε τα βράδια μου οι σκηνές μου, που μπήκανε εδώ μέσα. Τους είχαν τέτοιου είδους στις κομιθίες. Σε μάση και αυτά, η Μάνη ξέρεις είναι ιδιαίτερας τόπος. Ναι και είναι ο τόπος όπως... Από πατέρα. Έχει και τον παπά, α πούμε. Είσαι μανιά τη. <laughs> όχι. <laughs> όχι, όχι Εννοώ με εγώ. την έννοια του κατάλαβες. Όχι, το μανιά τη με εγώ. την ευρεία έννοια. Κοιτάξτε, μου λείπει μια ιδιό, ο ιδιότητα ο μανιάτης, ο η οποία ο είναι πολύ σημαντική ο για του μανιάτε. Η εκδικητικότητα. Δεν έχω καμία εκδικητικότητα. Οι μανιάτε είναι εκδικητικοί. Έτσι και του κάνει κάτι. Θα στο κρατήσουμε και θα σε πετύχουμε. Εγώ δεν το έχω αυτό. Οπότε από αυτή την άποψη δεν είναι μανιά της. Η ιστορία και όλα αυτά, βεβαίω όσο έχω ράψει και βιβλία για τη Μάνη και από παπού και από μωρό παιδί που βαλούσε εδώ πέρα ο πατέρας μου και με βουτούσε στα βράχια στη θάλασσα για να μάθω μπάνιο. Έτσι μαζί μας στα βράχια. Και τώρα πηγαίνω στα βράχια, δεν θέλω εγώ και παραλίες. Δε. Όλο βράχια και μοναξ ναι, αλλά από, αυτό ήταν το ένα κομμάτι τη οικογένεια Το άλλο ήταν η μικρασιατική ας αντίληψη, με άλλη παιδεία, άλλες η Υπήρχε διαμάχη με τους γονείς, να πούμε. Ο πατέρας έλεγε το παιδί θα μάθει πρώτα τα ελληνικά και μετά ξένες γλώσσες. Η μάνα μου έλεγε να μάθω ξένες γλώσσες και τελικά και τα μάθα και τα δύο στο βαθμό που τα έβαλα. Και ε, θέλω να ε, ε, μας πεις δύο λόγια και μιλήσαμε για το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, για την πνευματικότητα, για την ε, μεταφυσική, ε, για τις λέξεις, για όλα αυτά. Έχεις ε, φτιάξει ένα από τα αγαπημένα μου έργα σου, πούμε, είναι το «Ενοπτικόν». Αυτό το «Ερμητικό εγχειρίδιο», όπως το ναι. έχει ονομάσει, ναι. ε, η τελευταία του έκδοση νομίζω είναι «Εκδός του 2023, σωστά. Ναι, έχει ναι, κάνει ναι, τρει ναι, εκδόσεις ναι, αυτό βέβαια, παρά είναι, άλλη Είναι ναι. και δίτομο, εγώ το έχω στο δυο τόμου. Είναι, είναι ε. δίτομο, ε. αυτό ε. έχει ιστορία γιατί αυτό ήταν... Πε μου, κατα... είναι σημαντικό για μένα, πες μου. Κοίταξε, ε. αυτό είναι κατά βάση επαφικό έργο, δηλαδή μου οχότανε πράγματα. Ακριβώς, για αυτή την επαφικότητα είναι... θέλω να το εξετάσουμε. Ναι, αυτό, δηλαδή όταν το έχει... Είναι δίκτωμο διότι έχω, έχω σχολιογραφίσει αυτά τα οποία μου ερχόταν και έχω βάλει και γνώσεις υποδομή για να μπορεί κανείς να, να, να αντιληφθεί περ' εκείνος πρόκειται και ο πρώτος που έπρεπε να το αντιληφθώ ήμουνα εγώ διότι μου ερχότανε πράγματα και τα έγραφα. Δηλαδή μου ερχότανε χρησμοί ε, υπό την εψηλοντική. Δηλαδή, ξέρεις, με το ε, το διπλό ε των αδελφών. Και είναι, <σομίως> μου ερχόταν <σομίως> πράγματα και τρόπος <σομίως> γραφής και τρόπος <σομίως> συγκρότηση αυτών των πραγμάτων <σομίως> υπομορφή αριθμητική, μηνών και ημερομηνιών. Έτσι <σομίως> ώστε <σομίως> βγήκε ένα είδο <σομίως> τσιγκινέζικου. <τσίγκο> <σομίως> δηλαδή, μπορεί να το συμβουλευτεί <σομίως> κατά την, την ημερομηνία τη γέννησή σου ή κάποια μέρα, ας πούμε, σήμερα, να δει τι σου λέει η Φερρυπίνη για τη σημερινή ημερομηνία των ενοπτικών. Και είναι όλο γραμμένο μου ε, υπομορφή εψιλοντικής γλώσσα, δηλαδή ας πούμε λέει κάπου για το έψιλον Ε, Α, το εσόμενο. Τα πάντα είναι με Υ, είναι μια όπλη 600 έψιλον ας πούμε μέσα. Και έχει δομηθεί έτσι υπομορφή ε, χριστική κατά αριθμό, κατά, κατά μέρα και κατά μήνα. Για μένα Χριστό. Είναι από τα πιο ενδιαφέροντα έργα που έχω στην ελληνική γλώσσα στη βιβλιοθήκη μου. Είναι ένα τιτάνιο πακέτο γνώσης, έμπνευσης και επίσης καλλιδοσκοπικό. Δηλαδή έχει ναι. πο πο πολλές ναι. μεθόδους ανάγνωσης και επίσης και εικόνες που έχει μέσα είναι καταπλητικές. Ναι, ναι. είναι ένα είναι είδος πασογνωσίας όπως λέγαμε παλιά οι δάσκαλοι που είχαν κάτι βιβλία και εμπεριείχε τα, τα πάντα, πάντα διότι μου έχει δοθεί η το... ευκαιρία μετά και να αντιληφθείτε τι, τι, τι λέει αυτό το πράγμα. Γιατί μου ήρθε αυτό να λέω, Α πούμε, «ε Αιγύ, αιών το εσώμενο. Μένω μόνο σε ένα απλό, γιατί είναι όλα σε αυτό το στυλ. Και σου λέει η Άνοιξη είναι κοντά και ότι αυτό το οποίο γίνεται στην εξέλιξη εσώμη είναι αιών. Υπάρχει ήδη μέσα. Μου». Και λέει άλλο διάφορα άλλα τέλο πάντων ήλωνε <εβαίνεια> αυτού εαυτός εστί <εβαίνεια> και τα <λεπά>. Είναι <εβαίνεια> όλα <και> έτσι λοντικά και μπορούνταν έτσι μου και πώ θα τα δομήσουν. Αυτό είναι μέσα σε ένα διάστημα μηνών, Λεύτε, για να μην πω χρόνο, δηλαδή, ένα είδο <εβαίνεια> έξετασης. Μετά έπρεπε να αντιληφθώ τι γράφω. Μα ο σχολιασμός που μετά γίνεται σε όλα αυτά τα ερμητικά είναι καταπληκτικό. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Έπρεπε να δώσω μια ερμηνεία. Η ερμηνεία, βέβαια, είναι, είναι, δική, είναι δική μου. Κάποιο άλλο που το διαβάζει μπορεί να δώσει τελείω διαφορετική ερμηνεία. ερμηνεία. Είναι, α, αυτή είναι και, είναι και η έννοια αυτή του πράγματο. διότι εγώ μου έρχεται κάτι. Κάποιε φορέ μου έχουν έρθει και στον ύπνο μου διάφορα τέτοια πράγματα. Δηλαδή, μάλιστα, μάλιστα σχεδιάζω. και στο κοπέιτολα. Συνδεχομένω, να τα βγάλουμε στο δικό σου εκδοτικό. Ναι, ναι, θα το ήθελα πολύ. Υπάρχουν διάφορα γονιρά τα οποία είναι υπομορφή α πούμε. Μου ερχόταν Ο ένα που έλεγε Τανίνε, Τανίνε, τανίν, ε, τανίν, συνεχώ και λέω ε, Τι ε, είναι αυτό. Και μετά το έσπασα και λέω Τανίνε, ε, ε, ε. Αυτά τα, τα οποία έγινε είναι τώρα και είναι και πάντα. Έβγαινε. Ή μου διάφορα σαν μηνύματα μέσα. Και λέει ε. «για την αλήθεια και είναι και ψέμα. Έχει κάποιο νόημα αυτό. Θα το άκουσα γέλασσα. Λέω Τι λέω στον θηρό αλλά μετά, μετά από όταν το σκέφτηκα, σκέφτηκα και έχει και κάποιο νόημα αυτό. Λέει για την αλήθεια και σαν και ψέμα, α πούμε. Πρέπει να διερευνήσει, α πούμε, τι είναι η αλήθεια, δεν είναι ψέμα. Πότε πούμε νομίζει ότι είναι αλήθεια, αλήθεια, και, αλήθεια και δεν είναι ψέμα, ή πότε είναι ψέμα και δεν είναι αλήθεια. Τέλο πάντων, θέλω να πω ότι μου συνέβαιναν τέτοιε μικροκαταστάσει, να το πω έτσι. Δεν απέδιδε κάτι, δεν αποδίδω κάποια ιδιαίτερη σημασία, αλλά είχα την αίσθηση ότι αυτά τα πράγματα. Ερχόταν από κάπου τώρα, αν είναι έξω δημιές όταν δεν το ξέρω, μπορεί είναι να πονός, μέσα μέσα το το είναι προφανώ μέσα δημιουργήματα του δικού σου εγκέφαλου. Γιατί δεν ξέρουμε πώ δουλεύει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Ένα είναι μικρό ποσοστό ξέρουμε πώ δουλεύει. Πώς πώς πώς δουλεύει. Δεν τα, τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Αλλά εντάξει, είναι ενδιαφέρον και εγώ θεωρώ ότι είναι το ουσιαστικότερο το οποίο έχω κάνει στη ζωή μου από απόψε ως είναι το ενοπτικό. Και ο δικό μου τίκλος είναι αυτός, ενοπτικό Κάπω σε αναγκάγει στο έσωτρο προ... το του Αποστόλου το Παύλου, την εσωτερική οπτική ας πούμε. Και δεν έχω δώσει και μια ερευνία, είναι το έν, ε, το, το «οπτική», το «οπτικ» και το «ον». Το έν και το «ον». Και «παρμενίδιο» ε, και «ακνητίο» και τα λοιπά και τα λοιπά. Και υπάρχουν πάρα πολλές σχολειογραφίες σε σχέση με όλα αυτά. Ανωτέησος δηλαδή, και αλλά και, και ολόκληρα κεφάλαια. Μάλιστα μερικά τα έχω δώσει και σαν να βιβλία όπως είναι από γρήφη γνώση, τα γνώσεις, μυστηρία των Ελλήνων. Έχω την υπολομή μέσα για να καταλάβει κανεί με είμαι έναν βελφίδι, είμαι έναν χρησμοί, καλύτερη, τα Διονυσιακά τα Πολωνια τα καβίρια, όλα αυτά είναι μέσα, περιέχονται εκεί. Όπω και οι αστροφυσικές γνώσεις περί κοσμολογίας και λοιπά γιατί υπάρχουν διάφορα τέτοια χρησμικά, δηλαδή όταν λέω χρησμικά αλλά μην θεωρείς κανεί ότι είναι μία μελλοντολογία δεν θα σου πω την τύχη σου, απλά επειδή ξέρω και από πολλούς φίλους και φίλους μάλιστα, δεν θέλω να πω το όνομά του ότι όταν ζωνίζονται ε, έχουμε ε, κάποια, κάποια αγαπημένα βιβλία τα οποία λύγουν στην τύχη και προσπαθούν να βρούμε κάποια φάση η οποία... Ναι το έχω κάνει και θα εγώ πολλές φορές αυτό. Ναι, Αλλά το διευθύν με διευθύν το ουσια... ενοπτικόν είναι Α. ακόμη καλύτερο ναι. γιατί είναι φτιαγμένο για αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτό ακριβώ, δηλαδή φαίνεται ότι σου δημιουργεί και όσοι το έχουν τέλος πάντων ε, Χρησιμοποιεί, να μην το πω, συμβουλευτεί είτε στην ημερομηνία γεννήσεώ του κλπ., βρίσκουν σχετικά πράγματα με τη συζήτηση η οποία ακολουθεί αυτά τα οποία λέγονται. Τώρα θα μου πει, αυτό είναι πάντα επιλεκτικό και μυρίζει λίγο αστρολογία, γιατί στην αστρολογία και στα διάφορα ζώδια που σου λένε ότι είσαι criό και άρα είσαι έτσι και αλλιώ και αλλιώ. Ε, τα ξέρει όλα αυτά, αλλά τα λέμε και για νεότερου έτσι που ακολουθούν την εκπομπή σου. Αυτό το οποίο είχε γινεί τα ψυχογραφήματα ε, σε έναν αριθμό μεγάλο ανθρώπων, ας πούμε, τους δόθηκαν ψυχογραφήματα με τίτλους ε, ζωδείο. Ο κρυός. Και, τι λέμε για το κρυό, ότι είναι επιθετικός, ότι είναι δραστήριος, ότι είναι έτσι, ότι είναι αλλιώ, Ο τάβρο, ο Λέων, η Παρθένος και δεν ξέρω τι. Όταν τα μοίρασαν στον κόσμο, ε, η, η στατιστική αντίληψη ήταν ότι Πράγματι αυτοί οι οποίοι ε, ήταν κρυοί στο ζώβιο το επιλέγανε τον κρυό. Βλέπανε πάρα πολλά δηλαδή από τον εαυτό τους. Όταν όμως τα ίδια πράγματα τα δίνανε σαν ψυχογραφήματα χωρίς τίτλο επάνω σε ένα πάλι μεγάλο ίδιο αριθμό ανθρώπων άλλων ανθρώπων τότε στατιστικά δεν υπήρχε κάποια συμφωνία. Δηλαδή αυτοί που ήταν κρυοί δεν επιλέγανε στην αντίστοιχη στατιστική έτσι ε, μεταζώδια, <συμίλια> δεν επιλέγανε αυτό το ψυχογράφημα του κρύου. Ε, πέρα, πέρα, πέρα παστό αυτό βέβαια, πέρα παστό αυτό. Αυτό, αυτό βέβαια. Δημιουργά, δημιουργά, δημιουργά, με συγχωρείς να το κλείσω, ναι, ναι. ότι όταν λες κρυός και σου λέει τα θετικά σου ότι είσαι αυτός και επιθετικός και δραστήριος και ενεργητικός και ορμητικός το διαβάζει λοιπόν ο Σκριό, και το λέω επειδή είμαι κλειό, το, το διαβάζει λοιπόν εσύ και λε, κοιτά να δει είναι, αυτό είναι. Και έχει ξεχάσει πόσε φορέ το έχει βάλει στα πόδια, πόσε φορέ είναι το ενοχελικό, πόσε στο ένα, πόσε το άλλο. Δηλαδή, βρά επιλεκτικά. Έτσι είναι στι συζητήσει αυτέ. Δηλαδή, και στο ενοπτικό μπορεί να σου δημιουργηθεί μια αίσθηση σχετική σχέση σένα αυτά τα οποία διαβάζει, γιατί είναι κάτω ένα είδο. Χριστοήθειας αυτό το πράγμα, ένα είδο ας πούμε, πνευματικής γραφής η οποία ακουμπάει τον καθένα, οπότε όποτε και να γεννηθεί και το ίδιο έχω γράψει και στην αστροθεολογία για την προσπάθεια προσδιορισμού μέσω αστέρων το πώς πήγαν οι μάγοι ακολουθώντα την πορεία και τους αστερισμούς και εκεί καταλήγω και σε αυτό ότι, ωραία, αυτή είναι μία γραφή μπορείς να το δεις έτσι και να δεις όντω ότι οι μάγοι Ακολούθησαν αυτού το αστέρι το οποία έκανε έτσι και αλλιώς και αλλιώς και φτάσανε μέχρι εκεί. Θα μπορούσες να κάνεις και εναλλακτική περιγραφή. Διότι πάντα μπορείς να κάνεις ένα αφήγημα επάνω ας πούμε στον ουρανό. Πολύ φοβούμε και στην ιστορία. Γιατί αυτό λέω ότι και εγώ δεν, δεν, δεν, δεν αφήνω την ιστορία στους ιστορικούς. Διότι η ιστορία είναι το μέρος που έγινε κάτι και ο χρόνος που έγινε κάτι. Από εκεί, γιατί και για πώς. Από το ένα περιστατικό στο άλλο έχει πάει. Υπάρχουν πολλαπλοί τρόποι ανάγνωσης και σκέψεως και ε, διερεύνησης. Γιατί έγιναν αυτά τα πράγματα. Ναι, με αυτήν την έννοια. Δηλαδή, λέω ότι και το ενοπτικό. Ναι, πράγματι, έχει γραφεί κάτω από μία έκσταση. Πράγματι, είναι ενδιαφέρον. Το βλέπω και εγώ μετά σαν εξωτερικό παρατηρής. Γιατί μετά, τα βιβλία μου, ιδίω τα πείματα, ε, τα οποία ενέχουν ε, είδο είναι μεν βιωματικά, αλλά γράφονται πάντα σε μια κατάσταση έξτασης. Δεν μπορείς να γράψεις πίμα. Το ίδιο είχε και ο Βίρον, πούμε, ο Λόρδος Βίρον, ο οποίος είναι μεγάλος κοιμητής. Ήταν ένας φοβερά κοινικός άνθρωπος και όταν τον γνώριζαν οι άλλοι έλεγαν «Μα εσύ γράψατε τα πίματα, τι νομίζετε, λέει, ότι εγώ γράφω συνέχεια πίματα». Εγώ κάνω αυτά που κάνω αλλά όταν μου έρχεται λέει με την πιδόνη, βγαίνουν αυτά που βγαίνουν. Ναι, δεν, δεν είναι, δηλαδή αυτό το θέμα το, της, της έκστασης είναι κάτι το οποίο ε, ενυπάρχει στον κάθε άνθρωπο ας πούμε και στα πείματα όταν τα διαβάζω λοιπόν τα δικά μου, τα διαβάζω σαν να είναι ξένα, όπως και αντίστοιχα βιβλία. Δηλαδή τα βλέπω, εγώ τα έραψα αυτά, διερωθώ με πούμε. Και γι' αυτό λέω το, το εννοπτικό να μου αρέσει. Με αυτή την έννοια, γιατί το βλέπω σαν ξένο βιβλίο, το, το κρίνω έτσι, ε, σαν να μην το έχω γράψει εγώ, να το πω έτσι. Ναι, είναι, είναι μοναδικό νομίζω, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, ε, ίσως και παγκοσμίω, αλλά σίγουρα στα ελληνικά γράμματα δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, μπορεί να σηκώσει νομίζω αμέτρητες καταδύσεις, που προσφέρει ε, καταπληκτικέ πληροφορίες, γνώσεις, εμπνεύσει, ιδέες, και ακόμα ναι. και συμβουλές, όπως και να το δεις αυτό. Ναι, και συμβουλή, άλλωστε ναι, πολλά ναι. από τα πράγματα που λες τόση ώρα, ε, είναι και η ουσία της λογοτεχνίας, δηλαδή η τέχνη του λόγου. Ε, ναι, είναι ναι. τόσο σημαντική που ακόμα αυτό, και αυτό που ανέφερε με τους τίτλους, ότι α, μη βάζοντας τον τίτλο κρυό, ας πούμε, δεν το αναγνώρισαν, γνωρίζουμε σαν συγγραφείς πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο τίτλος. Ο τίτλος, ε, ο τίτλος, και ο, η εικόνα και του Εξοβύλου. Ναι, και όλα αυτά. Ε, όλα, όλα όσα λέει τόση ώρα είναι, είναι ναι, η ουσία ναι. Της, ναι θέλω, της λογοτεχνίας. Ναι θέλω, ο κάθε εγώ... μεγάλος λογοτέχνης, για το που αλλιώς, ο κάθε αληθινός λογοτέχνης ε, είναι ένας εκστατικός άνθρωπος. Βγαίνει έξω από την κατάστασή του, σε μια επαφή με την ψυχή του κόσμου, απευθυνόμενος τελικά στις ψυχές των άλλων ανθρώπων ε, δημιουργείται έτσι δηλαδή μέσω της τέχνης του λόγου κα, Κατά τα ψέματα, αυτό που λέμε Ιστορία των ιδεών περί αυτού πρόκειται Ναι, ναι Ιστορία των ιδεών Μου τώρα μια παλιά εκπομπή του Νίκου Δήμου Ποια έλεγε ας πούμε των ιδεών που ήταν Είχα βγει τότε, θυμάμαι, 1990 Είναι αστρολόγες για την αστρολογία Και έγινε ο χαμός. Ναι. Ε, Τέλο πάντων Εντάξει. Είναι ωραία αυτά. Τέλος πάντων, εγώ εκείνο το οποίο βέβαια δεν θέλω είναι... Ε, δε, ξέρεις, α, κατά βάση τα βιβλία όλα ή ό,τι γράφω, ας πούμε, το γράφω για τον εαυτό μου. Και αυτό το έλεγα και στου φοιτές μου πάντα, ότι ε, άμα γράψω κάτι για τον εαυτό μου, ε, σημαίνει ότι, έχω, ότι είναι καλό. Θα είναι καλό και για εσάς. Άμα το κάνω ότι απλά είπε αφιψηλού και μάθετε και εσεί κόσμο να θα γράψω τρία λόγια, ε, τότε να είστε επιφυλακτικοί, αλλά αυτός ο οποίο γράφει ένα βιβλίο, μαθαίνει στην ουσία. Δηλαδή και πολλά από αυτά που βλέπω εγώ από επιστήμονες διαπρεπείς, τα οποία τα για τον πολύ κόσμο, καταλαβαίνω ότι αυτά που γράφουν εκεί, αυτά ξέρουν, δεν ξέρουν τίποτε παραπέρα σε βάθος. Και γιατί είναι ήδη βαθιά αυτά τα οποία λένε, πούμε. Και παράδειγμα ήταν αυτό που αναφερθήκαμε και στο, φατζίνας, στο Φατζίν, α πούμε, στον Πεντελίκο Βατζίν, αλλά και σε διάφορου άλλου οι οποίοι έχουν γράψει, και ο Χάιζενμπεργκ, ο Χάιντεγκερ και οι διάφοροι. Αυτά που γράφουν για τον πολύ κόσμο τα έχουν γράψει για τον εαυτό του. Από εκεί ξεκινάει. Αυτά γνωρίζουν. Και επειδή τα έχουν γράψει για τον εαυτό του, είναι καλογραμμένα. Δηλαδή τα έχουν ζυμώσει και μα ενδιαφέρουν και εμά ω Απλά αποφεύγω πάρα πολύ να θεωρώ τον εαυτό μου δάσκαλο, γι' αυτό λέω ότι είμαι μαθητή. Ή να δίνω συμβουλές. Πάντα λέω ότι είμαι πολύ μεγάλος για να δέχουμε συμβουλές και πολύ μικρός για να δίνω συμβουλές. Από... Δεν μ' αρέσει αυτό το κόνσεπτ το, το οποίο είναι πάρα πολύ αυτή Η αίσθηση και η αντίληψη της μόδας και του σειρμού σήμερα των λεγόμενων influencer, των επιδραστικών. Δηλαδή ότι βγαίνουν αυτοί και το επάγγελμα του είναι να επιδράσουν πάνω σου και να σε σπρώξουν κάτι. Όχι ρε φίλε, α πούμε, και, και, και επέρονται κιόλα για αυτό το πράγμα. Ε, καλά, Αλλά ο, ο τελικός του στόχος βέβαια είναι να παρουσιαστούν ως τέτοιοι ε, στα μίντια ή σε άλλες ε, σχηματισμούς για να τους χρησιμοποιήσουν ώστε να ε, ε, επηρεάσουν τον κόσμο. Δηλαδή να πεις ότι εγώ θα συγκεντρώσω 10, 20, 50 influencers και με μια συνεργασία κάτω του το μαζί τους θα περάσω αυτή τη γραμμή στο influence, <στονίτρια> στην επιρροή Αν, που αφήνω. έχω. Επειδή αυτό είναι φοβερά ύποπτο, α πούμε, δεν μου αρέσει. Δηλαδή, είναι άλλο να κάνει. Μόνο ύποπτο δηλαδή, είναι. και να καταθέτει τι απόψει σου. Και εγώ πάντα έλεγα και στου φοιτητέ μου αυτό: Κοιτάξτε να δείτε, η επιστήμη δεν είναι ένα κλειστό βιβλίο, δεν έχει κλείσει, δεν έχει τελειώσει. Γι' αυτά, αυτά που σα λέω εγώ και αυτά που σα λένε και οι συναδελφοί μου κτλ., θα τα ακούτε με, με κριτική αντίληψη. Αυτά που διαβάζετε στα βιβλία, επίση με κριτική αντίληψη. Γιατί αν ήταν όλα λιμένα. Εντάξει, ήταν ένα βιβλίο το οποίο το ανοίγει το κλείνεις και τα ξέρει όλα. Δεν είναι έτσι η επιστήμη. Η επιστήμη έχει ανοιχτά παιδεία. Και γι' αυτό να είστε πολύ ε, επιφυλακτικοί. Γιατί στον τρόπο με τον οποίο σας εκπέμπεται μια πληροφορία ότι αυτή είναι η ερμηνεία του πράγματος κλπ. Διότι η ζωή και η πράξη και η ιστορία έχει δείξει ότι αυτές οι ερμηνείες έχουν χρόνο ημερομηνία λήξεως. Και είτε, είτε διευρύνονται, διευρύνονται είτε καταρρύπτονται είτε αλλάζουν ναι, ναι, και τα κτλ. Και, ναι. και ισχύει αυτό ναι. και αυτό και στην επιστήμη. Ισχύει αυτό στο αληθινό ανθρώπινο πνεύμα με οτιδήποτε ασχολείται. Ναι, νομίζω. Ε, είναι δηλαδή η εσωτερική αλήθεια των πραγμάτων αυτό. Το, το ότι. Ναι, ναι, ας πω ας πω πω, κάτι... Για να για έχει κάτι... ανοιχτό πνεύμα πρέπει να έχει πνεύμα πρώτα. <laughs> σωστό είναι <laughs> αυτό, α πούμε, ναι. Ναι, είναι, και πρέπει να είναι ανάστροφα το λένε για το μυαλό, παράδειγμα με το, το αλεξίπτωτο, Α πούμε, το μυαλό είναι ε, όπω το αλεξίπτωτο, Για να σε σώσει, πρέπει να είναι να ανοίξει, να είναι ανοιχτό. Ε, ε, ε, εν πάση περιπτώσει, αυτού του είδου οι ελεύθερε συζητήσει που κάνουμε μου θυμίζουν λίγο τον Χάιντεγκερ, ο οποίο έλεγε κάτι το οποίο στο βάθο είναι πολύ αληθέ. Ε, γιατί αυτά θα κάνουμε τώρα και συζητάμε και γράφουμε για ποιο λόγο, για να μην σκεφτόμαστε το φανατό μας. Ναι, αλλά μέσα από αυτά ε, ίσως ε, προβληματιστούμε και για την ψυχή μας, την αθανασία μας, την, την έννοια της αιωνιότητας, την έννοια του εαυτού σε επαφή με τον μέγα ενιαυτό, αυτό το πούμε έτσι. Ε, Εσείς σίγουρα... Ε, ε, ε, ε, Ακριβώ την έννοια τη ψυχή και το περιψυχή, το οποίο είναι δική μα και αυτή έτσι, η αντίληψη, να πούμε αρχαιοελληνική, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία είναι χαραγμένα στον άνθρωπο, δεν μπορεί να ξεφύγει, όσο και αν λένε, όσο και αν τα πολεμούν αυτά τα πράγματα. Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι ηρωνεύονται, α πούμε, την έννοια τη ψυχή και την έννοια δεν ξέρω τι, αλλά εμένα η εμπειρία μου μου έχει, ξέρεις, έχω δει πράγματα που μου κάνανε εντύπωση, δηλαδή. Έχω δει ανθρώπους οι οποίοι επιφανειακά εκπέμπουνε αυτόν τον ηλισμό αριστερούς ή κομμουνιστές στους οποίους έχω πετύχει σε εκκλησίες μέσα, στον Άγιο Ανδρέας, στον Πάτρα και τα λοιπά. Να ανάπουνε κεράκια. Οπότε, ξέρεις, ακόμα και αυτοί δηλαδή οι οποίοι είναι πολέμοι του Θεού στο βάθος τη ψυχής τους πάντα, στο βάθος του είναι τους, να μην πω τη ψυχής τους και παρεξηγηθούν γιατί δεν το δέχονται σαν έκφραση λέει τι είναι η ψυχή α πούμε, μια λέξη. Παρ' όλα αυτά όμως ενυπάρχουν, είναι έμμονες ιδέες μέσα στον άνθρωπο, δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι ο άνθρωπος ας πούμε ασχολείται με Θεό, ασχολείται με ψυχή, ασχολείται με το επέκεινα. Το έλεγε και ο Γκουρτζίεφ αυτό, ξέρεις ότι όταν τον ρωτούσαν για τον Χριστιανισμό και έλεγε ότι δεν είναι τυχαίο ότι έχει επιβιώσει ο χριστιανισμό τόσα, τόσα χρόνια. Έχει επιβιώσει διότι κάτι λέει, έχει μια ανεπαφή ψυχική με τον άνθρωπο και τα ενδιαφέροντά του και τις αγωνίες του και τις, ε, ε, τα ερωτηματά του και είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Μπορεί να ακούγεται απλός λόγος ας πούμε, αλλά ε, σε ακουμπάει. Ε, και βέβαια εντάξει υπάρχει και η άλλη κοινωνική θεωρήση το πώς και γιατί επεκράτησε ο Χριστιανισμός και αν ήταν ένα είδος άκρα του λαϊκισμού ότι οι τελευταίοι έσονται πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι αλλά εδώ που τα λέμε και κάποιοι πρώτοι τώρα δεν πρέπει να γίνουν έσκατη και κάποιοι έσχατοι να γίνουν πρώτοι. Αυτό δεν ζούμε σήμερα. Αυτό ακριβώ. Αυτό ακριβώ. Αυτό μπορεί να είχε και δίκαιο. Οι να αυτέ δεν χρειάζονται, α πούμε, μέσα στην πορεία τη ανθρώπινη ιστορία. Από ό,τι το δείχνει η πορεία, χρειάζονται. Μπορεί βέβαια οι επαναστάσει να μην καταλήγουν στο όραμα το οποίο έχουν. Και θυμάμαι τον Μπολιβάρα, α πούμε, είναι στα Ισπανικά, τέλο πάντων, στον Λένε Μπολιβάρα, ότι απογοητευμένο στο τέλο, έχω διαβάσει και το τέλο τη ζωή μου, το έχει γράψει ο, ο Μάρκε ο Μάρκες, ο Γκαμπρίελ Γκαρσία Μάρκες ας πούμε ο στρατηγός ο του που λέει ότι η Επανάσταση τελικά είναι σαν να θες να οργώσεις στη χάλασσα. Mm. Ε, έχει μια αματεότητα αλλά δεν είναι έτσι. Αυτό το είπε μέσα σε μια απογοήτευση διότι τελικά αυτοί οι οποίοι κάνουν τι επαναστάσει ενδεχομένω και οι ίδιοι έχουν ένα τέλο κακό και Απογοητεύονται διότι δεν μπορούν το όραμά του να το κάνουν πραγματικότητα. Και ισχύει για μια σειρά από επαναστάσεις. Τώρα πήγαμε αλλού για λούγα, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι. Άλλωστε, η, η, η ίδια η γλώσσα μα προτείνει με τη ναι, σύνθεση των λέξεων ξεκινώντα από τη στάση. Στην περίσταση, στην κατάσταση, στην ανάσταση, ναι, ναι, ναι. στην επανάσταση ναι. και, και όλα αυτά. Όμω και να έχει ναι. το πράγμα, να σου πω την αλήθεια, εγώ και πάντα το είχα και στι τηλεοπτικέ εκπομπέ και εσύ το ξέρει καλύτερα βέβαια και στις μεταξύ μα συζητήσει που κάναμε. Εγώ νιώθω αυτή τη συζήτηση που την κάνω μαζί. Δεν νιώθω δηλαδή ότι θα πάει σε ένα ακροατήριο και άρα να προσεγγίσει ναι, το, ναι, ναι, εγώ, ή το ναι. ένα ή το άλλο. Ναι, πάντα και στις τηλεοράσει το ίδιο έκανα. Ε, το... Γιατί, γιατί περνάω ωραία με τη συζήτηση, με την ανταλλαγή αυτών των ιδεών, με του προβληματισμού, με τα ερωτήματα. Σίγουρα δεν θα βρούμε απαντήσεις, αλλά δεν έχει σημασία. Υπάρχει ε, σημασία και είναι... μία πρόνοια, στην, κατά Να την άποψή μου, πω. στην ο, ακρόαση. Ο, ο Κοέν το είχε πει καλά, ωραία Το Ο το Κοέν, α πούμε, ναι, το λένε ναι, χωρίς, διάσης, ναι. ο Κοέν, που μιλούσε για την, για την φωτισμένη άγνοια. Τη διαφορά δηλαδή από το να αγνοεί επειδή δεν έχει διαβάσει, επειδή βαριέσαι, επειδή δεν ασχολείσαι, επειδή δεν ενδιαφέρεισαι, και, και το να αγνοεί αφού έχει εξαντλήσει το φω τη γνώσεω και έχει φτάσει στα περιθώρια τη γνώση. Στη γνωστή άγνοια δηλαδή. Αυτή την έλεγε αυτό, φωτισμένη άγνοια, να πούμε. Και νομίζω ότι είχε... ήταν ωραίο, όπω έγραφε ωραία, εκτό από τα τραγούδια του, και έχει μάλιστα μελοποιήσει και. Το, το μικρό Βιενέζικο πούμε, το, το οποίο το έχω μεταφράσει και εγώ, έχω αναδεί το Μοντου Λόρκα. Το ξέρει αυτό ναι. που έχω δει τον έργο του Λόρκα, είναι το μικρό Βιενέζικο Βάλσα από το ποιητή στη Νέα Υόρκη. Ναι. Και το έχει μελοποιήσει ωραία. Ας πούμε. Take this world, που λέει στο τραγούδι του. Το, το. Και πολλά άλλα έχει κάνει. Καταπληκτικό το, σίγουρα. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Εμένα μου άρεσε πάρα, και, εμένα μου είχε, μου και τα βιβλία του, έχω διαβάσει βιβλία του και είναι του The Point, πούμε, έχει βάθο ο άνθρωπος. Ναι, είναι στο κύριο μου Αυτά. Φίλοι μου, αυτό που λέει και ο Χρήστο Βογούδης, ότι ε, για τη φωτισμένη άγνοια, ε, ε, ήταν μια συζήτηση μέχρι τώρα, η οποία προσπάθησε να ρίξει φως αναμεταξύ μα. και εγώ πάντα πιστεύω στην πρόνοια της ακρόασης, δηλαδή ότι με κάποιο ας το πούμε μαγικό τρόπο, ε, οι συζητήσεις αυτές παρόλο που γίνονται μεταξύ μας και θα τις κάναμε ακριβώς ίδιες αν ήμασταν έτσι μαζί και καθόμασταν χωρί να μα ακούει κανεί, ε, έχουν τον τρόπο να πηγαίνουν σε αυτούς που κάτι θα κερδίσουν από αυτό. Έστω και αν υπάρχει η, η, η έννοια πούμε, του, του ε, το, το, το, το κρυφακούς. Γιατί εγώ πάντα έτσι το τη συζητάμε μεταξύ μας, ναι. χωρίς να μας νοιάζει τις σκέφτη το καθένας, ε, οι άλλοι κρυφακούνε ας πούμε. Αλλά πολλές φορές αυτοί οι κρυφακουστές με κάποια ε, πρόνοια την λαμβάνουν, δηλαδή την παρακολουθούνε, πέφτουνε πάνω της, όπως αυτό που έλεγε το ανοίγω τη σελίδα τυχαία και πέφτω πάνω σε αυτό το οποίο πρέπει να ε, μου επικοινωνηθεί. Το Radio Nowhere που λέω. Ε, ε, ή, ρίξαμε μια ελεύθερη σημειολογική ματιά στο ιδιωτικό σύμπαν του καθηγητή ε, και συγγραφέα Χρήστου Γκούδη ε, Πάντοτε ήταν σε επαφή και με το σύμπαν εκεί πάνω αλλά ε, το ιδιωτικό του σύμπαν είναι αυτό που με ενδιαφέρει εμένα και σήμερα κάπως λίγο το καταδείξαμε με την ελεύθερη συζήτησή μας αυτή Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Χρήστο που διέθεσε το χρόνο σου ε, ε, Είς, για καλύτερα, να συζητήσει μαζί μου ε, υπόθηκαν πράγματα που έχουν τρομερές προεκτάσεις, είναι για μένα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο συνταρακτικά και ελπίζω να έχουν και ε, ε, το αντίστοιχο ενδιαφέρον στους ανθρώπους τους οποίους απευθύνονται να τα κρυφακούσουν. Ωραία. Ε. Καληνύχτα λοιπόν φίλοι μου, από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης, κάθε τρίτη στις 8 εκπέμπουμε τις συχνότητέ μας εκεί κάτω που αναμεταδίδονται τελικά από το ίντερνετ Radio Αλπίντο 14 σήμερα μαζί με το Χρήστο Γουδή Καληνύχτα σας They may fall In the year 35, 35 Ain't gonna need to tell the truth Tell no lies Everything you think, do and say Is in the pill you took today In the year 45, 45 You won't need your teeth, won't need your eyes You won't find a thing to chew Nobody's gonna look at you In the year 55, 55 Your arms are hanging limp at your sides Your legs got nothing to do Some machine doing that for you In the year 65, 65 Ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too. From the bottom of a long glass tube, whoa, In the year 75, 10, if God's a-coming, he oughta make it by then. Maybe he'll look around himself and say Guess it's time for the judgment day In the year Eight by 10, God is gonna shake his mighty head He'll either say I'm pleased where man has been Or tear it down And start again oh, oh In the year If man is gonna be alive, he's taken everything this old earth can give. And he ain't put back nothing, whoa, whoa. Now it's been ten thousand years, man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight. So very far away, maybe it's only yesterday, in the year 2525, 25, if man is still alive, if woman can survive...